Εδώ είμαστε, αγαπητοί φίλοι. Καλησπέρα σε όλου. Βεβαίω, ακούμε αλπέτοδο14.com και βεβαίω, ακούμε άγνωσου επισκέπτε σε κάθε Κυριακή κατά τι 8 και μετά. Ε, σήμερα πρέπει να είστε συγκεντρωμένοι γιατί το άτομο που είναι εδώ απέναντί μου είναι ιδιαίτερος ιδιαίτερον και επειδή τα άτομα αυτού του επίπεδου έχουν και τις πληροφορήσεις του, θα βγούμε πιο σοφοί σήμερα ή τουλάχιστον από το, μετά το πέρα της εκπομπή. Πιο ενημερωμένοι, καλησπέριζω, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Κύπρο, μέχρι Γερμανία, επάνω, Ιταλία, όλο τον κόσμο. Καλή ακροαση. Ακόμα είναι αρχέ να λέμε καλό μήνα. Και καλή λευτεριά <Και> σε αυτέ που είναι αγγίως. δηλαδή στην Ελλάδα μα. Και βλέπω όλοι οι φίλοι είναι μέσα, γνωστοί και άγνωστοι και μία εξαιρεταίοι. Καλησπέριζω τους πάντες, καλησπέριζω τον κύριο που έχω απέναντί μου, ο οποίος λέγεται ε, Γεώργιος Εφαντή αηφαντής, στρατηγός και να πω και τη ρίση, τη δική μου όταν ο Τάκης ο Παπάς και ο Αϊφαντή ο Γιώργος κάνουν εκπομπές και είναι εδώ αηθαλής, ενεργεί. οι πόλη πρέπει να καθόμαστε κλαρίνο για να λέμε δεν μπορώ, δεν θέλω, βάργε με". έτσι, μάλλον δεν θέλω και λοιπά, όχι δεν μπορώ, δεν υπάρχει, δεν μπορώ Γιώργα μου, ε, καλησπέρα καλησπέρα, είσαι καλά εύχομαι να πάμε όλα καλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Υποχρέωση μου, το ξέρεις, τα λέμε εμεί συχνά είμαστε και κοντά και από εκεί και πέρα, εάν δεν έρχεσαι εσύ εδώ που έχεις να έρθει λίγο καιρό αλλά να ενημερωνόμεθα από πού θα μάθουμε τι γίνεται και ο λόγος που έχεις έρθει εδώ, ξέρεις ποιος είναι και αυτοί που έχουν μαζευτεί εδώ σήμερα Μάλιστα. να μας πεις ό,τι γνωρίζεις και ό,τι νομίζεις ότι θα συμβεί με το δικό στο μυαλό η εμπειρία σου είναι τεράστια για τα εθνικά μας θέματα, τι άλλο Μάλιστα. Λοιπόν, ρωτήστε ό,τι θέλετε. Μέχρι να αρχίσουν να ρωτάνε αυτοί που θέλουν, θα σε ρωτάω εγώ ό,τι θέλω. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, στρατηγό θα υπαντήσει εδώ. Κατά τη διάρκεια της εκπομπή, μπορείτε να του θέσετε όποια ερώτηση σα κατέβει. Για οποιοδήποτε θέμα απαντάει ε, και δεν κολώνει ο στρατηγό. Ε, Γνωστό σε όλου και θα. Η μέρα σήμερα θα είναι ευχαριστή. Έχει καλησπέρα σε όλου. Είναι... Γουστάρουνε που είσαι εδώ, εννοείται. Βάει. Είσαι παράδειγμα, είσαι φω. Στην ηλικία σου, Γιώργο μου, είσαι φω. Και εγώ θέλω να δημοσίω, το ξέρουν οι φίλοι, δεν είναι αγένεια, να σε ευχαριστήσω. Δημοσίω που με τιμάς, με τη φιλία σου και την παρουσία σου εδώ. Λοιπόν, όλοι είναι εδώ από την Κρήτη, λέμε για την Ελλάδα, λέμε για, για τον πλανήτη, τα πάμε, μέχρι το δημότιο μπλου καλησπέρα. Και από το λεκανοπέδιο Αττική και ούτε καθεξής. Το θέμα μα ποιο είναι. Καλησπέρα στην Πάτρα, στο Αίγυο, στη Λάρισα, παντού. Πολλοί κάστρο είναι εδώ, όλοι είναι μέσα. Ό,τι τρελοκομείο υπάρχει, μπαίνει το βράδυ εδώ και προσπαθούν αυτοί οι Γιώργοι μου να με τρελάνε. Αλλά αντέχω ακόμα. Εντάξει. Λοιπόν, Γιώργαρα, ε, έχουμε όλα τα σοβαρά γεγονότα μέχρι πρό, πρόσφατα. Μάλιστα. Και θέλω εσύ ω άτομο πρώτα τα άλλα τα. Να τα πούμε πιο μετά, ναι. να μα πει την άποψή σου και πώς βλέπεις την, την κατάσταση. Πάμε. Η κατάσταση σήμερα είναι η πιο δύσκολη που πέρασε η, η, ο ελληνισμό από τι γεννήσεώ του μέχρι σήμερα. Ενώ διότι... τα 200 χρόνια τα τελευταία τουλάχιστον. Έστω τα τελευταία 200 χρόνια Μάλιστα. Διότι σήμερα πάνε να διαλύσουν την Ελλάδα σαν κράτος Για να καταστρέψουν τελείως τον Ελληνισμό Άρχισαν την καταστροφή του Ελληνισμού Κατέστρεψαν τον Ελληνισμό της Αιγύπτου Ο οποίο ήταν ισχυρότατο, με χιλιάδων ετών Κατέστρεψαν τον Ελληνισμό της Ρωσίας Ο Στάλιν τους έστειλε στη Σιβηρία ναι. Και από όσους έστειλε γύρισε το 10-15% ρακένδιτη και σακατεμένη. Μάλιστα. Πάν, κατέστριψαν τον ελληνισμό της Μικράς Ασίας, ο οποίος γεννήθηκε εκεί ναι. χιλιάδες χρόνια, Εννοείται. ανέπτυξε πολιτισμό τρομερών και πρωτάκουστων. Και όμω τον κατέστρεψαν χωρί να το αντιληφθούν οι Έλληνε, γιατί του Έλληνε του βάλανε και του μεράσανε σε βασιλικούς και δεν είχε ελληνικού. Όπω κάνουν πάντα. Όπω κάνουν πάντα. Έτσι. Και κοίταγαν οι μισοί Έλληνε ότι οι άλλοι μισοί είναι προδότε. Και για του άλλου ήταν αυτοί οι προδότε. Και το, η αλήθεια, ξέρει ποιο είναι. Διαλέγε. Πα, πα, πα, λέσαι, α, πα. Αν μου λε, σαν παππο Και οι δυο αυτοί που ήταν αρχηγοί, η Μέντου, Φιλελευθέρω κόμματο ναι. και οι άλλοι του Βασιλέους Βασιλιά και Κότσο Βασιλιά ναι. Ήταν Εβραίοι και οι δύο Ωραία εσύ δεν φίδεσαι λόγων Δεν μας λες και τα ονοματάκια Αν μην ανοίγουμε Να, ναι, την εγκυκλοπαίδεια Τώρα γιατί Μα είπα η και ο Βενιζέλος. Ευχαριστώ πολύ τα δύο τέστημα μας Αλλά για το Βενιζέλο έχουν πει πολύ Ότι είναι, ήταν Εβραίος Είναι Αλλά... Εβραίος γνωστόν, όμως αυτό. γνωστόν. <laughs> Αλλά. Για τον Κωνσταντίνο δεν είπε κανεί, δεν τολμήσει να πει κανεί ότι ήταν Εβραίο. Αφού είναι μπουργκι αυτό. αυτός. εδώ. Θέλει να αποδείξουμε στου ανθρώπου που μα ακούν γιατί η βασιλική οικογένεια ή το Εβραϊκή. Παρακαλώ με τα αυτιά Απλά. μου τεντωμένα. Λοιπόν, για άκουσε με τώρα. Λέγε. Πριν από τρία χρόνια, τέσσερα, όλε οι εφημερίδες τη Ευρώπη γράψαν ότι η βασίλισσα τη Αγγλίας είναι Εβραία. Και είναι αρχηγό του φεμινιστικού κινήματο και στο. Η έρατιο που διοικείται τον κόσμο. Μάλιστα. Ναι ή όχι. Η Ελίζα Μπέθ. Το γράψανε. Βάγκαλοι. Λοιπόν, μπράβο. Εφόσον ξεκινάμε και γνωρίζουμε όλοι ότι η ελιζα μπεθ το γραψανε λοιπον μπραβο εφοσον ξεκιναμε και γνωριζουμε ολοι οτι η βασιλισσα της Αγγλίας είναι εβραία. Ναι. Λοιπόν, ο Α... θα την επιτρέπαν να παντρευτεί με μη εβραίο και να φύγουν τα μυστικά έξω και μάλιστα από τη διοίκηση την εβραϊκή. Όχι. Αυτό είναι, είναι αυτονόητο Γιώργο Είναι ευνόητο Άρα Με. ο Φίλιππος είναι Εβραίος ο άντρας της Και το ονοματάκι του γιατί μη, είναι μη, ελληνικό Μη, μη βιάζεσαι Ω, Άστο, άστο για πάμε. Οι Εβραίοι κανονικοί ναι. Παίρνουν τα ονόματα του τόπου για να κρύβονται Και να φαίνονται ότι δεν είναι ευραίοι Λοιπόν Άρα ο Φίλιππος εβραίος Ποιος ήταν ο πατέρας του Ο πρίγκιπας τη της Ελλάδος Άρα ο τη Ανδρέας της Ελλάδος ναι. Για το, να δω πού το πα τώρα. Όχι, το... μα είναι Εβραίο. Για να αποδείξω ότι είναι Εβραίοι. Συνέχισε. Η βασιλική οικογένεια. Ναι. Ο πρίγκιπα Αντρέο και ο βασιλιά Κωνσταντίνο ήταν αδέρφια. Ναι. Από την ίδια μάνα, οι δύο πατέρα. Αδέρφια. Άρα λοιπόν και ο Κωνσταντίνο ήταν Εβραίο. Επομένω, οι δύο αρχηγοί στην Ελλάδα που βάλανε και κατέστρεψαν τον, τον ελληνισμό τη μικρά Ασία ναι. ήταν και οι δύο Εβραίοι. Και πήγαιναν την μπάλα πάσο-πάσο. Ναι. Πώ θα μπορέσουν. Να καταστρέψουν τον ελληνισμό; Και από ό,τι θυμάμαι για να συνδέουμε τα γεγονότα Γιοργάρα μου με το σήμερα Μάλιστα Ο Μπενί Σελόμ ε, ναι. Αούα ναι. Ε, Αφού έγινε η σφαγή και η καταστροφή Και κατά την κυρία Ρεπούστη ο συνοστισμός έσπροχναν Ο συνοστισμό είναι στη σημερινή Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι προτάθη για... Νόμπελη Ο Κεμάλ και ο Ελευθερία. Τώρα γιατί ξαναπροτείνονται αυτή δηλαδή τη βλέπουμε virtual reality, βλέπουμε, τι βλέπουμε τώρα, βλέπουμε καταλάβω εγώ. Εγώ έχουμε αλλά κάτι δεν κατάλαβες Εντάξει, και εγώ... δεν το έχουν καταλάβει και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Λέγε, εγώ, Να το εξηγήσουμε, Παρακαλώ. σε καμία χώρα δεν ονομάζεται ένας πολιτικός μεγάλος και πόσο λέμε και εθνάρχης ναι. εάν δεν έχει εξυπηρετήσει σοβαρά συμφέροντα του εβραϊκού ιερατίου των Σιωγιστών. Να το διαφθηνίζεις γιατί είναι το ίδιο. Α... Άλλο το σιωνιστικό και άλλο ο Εβραίος άνθρωπος. Α, άλλο ο, ο Εβραίος άνθρωπος μπορεί να είναι τη αγαθός και ωραίος. Και να είναι και φιλέλλην. Και καλύτερος από μας. Το ξέρω. Αλλά, αλλά <coughs> ο Εβραίος που είναι στην πολιτική, εκείνο που δεν κατάλαβαν οι Έλληνε, ναι. δεν μπορεί να είναι ούτε άνθρωπος ούτε Έλληνας. Παραδείγματο χάρη. Λέγε. Μετά το 50 οι βασικοί πρωθυπουργοί μας είναι ευραίοι ή κρυφοευραίοι Είμαστε αιγήθιοι Δεν μπορεί να είναι καλός Δηλαδή Ότι Είμαστε αιγήθιοι το εμπεδώσαμε όλοι πλέον Είμαστε αιγήθιοι τη ανθρωπότητας Μας καλλιεργούν το μίσος και τη γύλια Και εμείς πέφτουμε θύματα και μας τη τυφλά Σωστό. Δεν μου λες Με συγχωρείς Ποιο Ποιος την Ελλάδα σήμερα Προθυπουργό ποιον έχουμε. Α, για πρωθυπουργό, γιατί τη διοικεί ναι, ναι, τη... ο... το σύμπαν, τη... το αόρατο. Τι τη... διοικεί ο Σιωνισμό. Αλλά ποιον έχουμε πρωθυπουργό. Ε, Ένα που φέρεται ω πρωθυπουργό. Τον Τσίπρα. Ένα που φέρεται ω πρωθυπουργό λέγεται Αλέξη Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρα. Τι είναι αυτό, Εβραίο. Και αυτό είναι... Εβραίο. Όχι και αυτό είναι Εβραίο. Κάτσε, αυτό τα ξέρει. ρωτάω. Εγώ ξέρω ναι, ότι είναι. Ναι, είναι την... και αυτό Εβραίο. Εγώ ξέρω ότι είναι. από την Άρτα. Ο πριν γίνει. Μπαλά, μπορεί να είσαι βλάχο και δεν καταλαβαίνει. Εντάξει, θα τα εξηγήσω. Μη σε έχω Μην το λε, Δηλαδή Εγώ σ' αγαπάω, σε σέβομαι <laughs> και κάθομαι Άκου καλά. <coughs> πριν, κα... περί το 2007-2008, είχε επισκεφθεί την Αδριανούπολη. Γινόταν ένα αγώνας. αγώνα. Και τον ρώτησαν οι Τούρκοι δημοσιογράφοι πώ αισθάνεσαι όταν έρχεσαι εδώ στην Τουρκία. Α, λέει, Εγώ εδώ είναι η πατρίδα μου. Τι να αισθάνομαι, σαν να έρχομαι στην πατρίδα μου. Μποστοπέ με την έννοια και εγώ. Άμα πηγαίνω στην Κωνσταντινούπολη, νιώθω ότι πάω σε μια Ελλάδα, Ρεγόνα. Δεν ήρθε Και έτσι. παρακάτω Τον ρώτησε ένα δημοσιογράφο. Το, τον ρώτησε και του λέει, Γιατί είναι η πατρίδα σου, η Τουρκία. Είναι η πατρίδα μου ο, ότι ο πατέρα μου είναι από το χωριό τάδι που είναι δίπλα στου Αγίου Σαράντα. Τη Ανδριανούπολεω, όχι τη Αλβανία. Τη Ανδριανούπολεω. Ναι. Και μάλιστα είναι κάπου 35 χιλιόμετρα από την Ανδριανούπολη. Ναι, ναι. Και ανατολικά προ ναι, ναι. τον Πόντο. Ναι. Λοιπόν, και επομένω, γι' αυτό νιώθω. Το έγραψε η Χουργέτ Το έχω γράψει στο βιβλίο μου. Ναι. Αντιγραφή από τη Χουργέτ και δεν τόλμησε να το διαψεύσει ο Τι να διαψεύσει. Η Χουργέτ το έγραψε. Βέβαια, τι θα διαψεύσει τη Χουριέτ. <laughs> Απλά. Δεν μου λε να πηγαίνουμε από τον Αστάλλο. Ναι. Εσύ από ιστορία είσαι ο καλύτερος που Όχι υπάρχει Εγώ να πω κάτι άλλο Α, εδώ σοβαρό Και τώρα ετοιμάζω να βάλουν <coughs> τον Κυριάκο Το Μητσοτάκη Όχι ετοιμάζουν ε, Σχέδον τον βάλανε πρωθυπουργό ξεσκ... Διάδοχο ε, του Αλέξη σκονίζει την καρέκλα Μα, Δεν μου λες με συγχωρείς Τι διαφέρει δηλαδή ο Κυριάκο Το όνομα Την καταγωγή έχει την ίδια που έχει και ο, και ο Αλέξης ναι. Το πνεύμα έχει το ίδιο που έχει και ο Αλέξης ναι. Και η παγκοσμιοποίηση Μάλιστα. Είναι κατά των σύνορων και ο Κυριάκος Ναι αλλά ο άλλος είναι αριστερός Α εδώ Στον είναι Στον καβάλο δεν ξέρω ε, αλλά... Εδώ είναι η ξυπνάδα του. <χω> Βάζουν τον έναν αριστερά τον άλλον δεξιά Και εμεί τη μέση και, και όχι για να κοροϊδεύουν εμά Ότι αλλάζει η κατάσταση Και θα ψηφίσουμε τον άλλον τώρα τον Κυριάκο ναι. Για να αλλάξουμε την κατάσταση Ποια άλλα α, κατάσταση θα αλλάξουμε Στι 23 του Φλεβάρι, Τον παρεσμένο <χω> χρόνο το 18 ναι. Έγινε εδώ στην Αθήνα ένα συνέδριο που μαζεύτηκαν 30 ΜΚΟ της Ευρώπης ΜΚΟ Οι ΜΚΟ έχουν οργανωθεί από το ΣΟΡΟ Και πληρώνονται από το ΣΟΡΟ Ναι Λοιπόν και εκτελούν Τις εντολές του ΣΟΡΟ Δηλαδή υποχρεωτικά Του κεντρικού υψηλού στρατηγίου Του σιωνισμού Μάλιστα. Αυτές τις εντολές εκτελούν Και είναι υπέρ τη Και να επιβάλλουν την παγκοσμιοποίηση και πήγε παρακαλώ ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ναι. Τους χαιρέτησε ναι. και μίλησε και τους επένεσε με τα καλύτερα λόγια που μπορείς να τους επεινέσει Άρα λοιπόν από πού και ω πού αν ο Υπουργός της Ελλάδος θα κοιτάξει την Ελλάδα Αφού αυτοί οι όλοι, άρα και αυτός αφού τους πενέυει και λέει ότι είναι δικός τους Άρα πιστεύει τα ίδια πράγματα Παγκοσμιοποίηση πιστεύει και αυτό. Άρα τι θα κάνουμε, Ρε Γιώργο, τώρα. Α, ε, ε, ε, θα... δεν ξέρω. Θα τα πούμε μετά, αλλά... Να με ρωτήσεις ε, μετά τι θα κάνουμε. Ναι, αλλά εγώ αποδεικνύω ε, ότι. Σωστό, ναι. Από ναι. το σκύλα στη Χάριβη. Δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Αν ψηφίσουμε Κυριάκο, και πληροφορώ τώρα μια που μου δώσε την ευκαιρία ναι. του δεξιού. Ναι. Δεν μου λέτε αγαπητοί. Δεξιού πού, κάτσε τώρα, εδώ, Ελλάδος, είσαι στον τώρα. Α, Λοιπόν, αγαπητοί μου, οι πατεράδε σα και οι παππούδε σα πολέμεσαν γράμμο άλλοι σκοτώθηκαν, άλλοι τραυματίστηκαν, άλλοι γύρισαν σακατεμένοι κατεμένοι. Και πιστεύετε και σα δώσανε την εντύπωση ότι νίκησαν στον πόλεμο εκείνων. Ναι. Στον πόλεμο εκείνων, Γιώργο, δεν νίκησαν ούτε οι δεξιοί ούτε οι αριστεροί. Οι σιόνιστε νίκησαν όπως και στους πρώτου πολέμους και στους άλλους Α, και στους εδώ δεν νίκησαν ακόμα καλύτερα γιατί βάλαν αρχικά το ΑΕΑΜ και τους αριστερούς και σκότωσε από τους δεξιούς τους καλούς ναι. τους επίλεκτους, τους οικοκυρέους, τους ναι. μυαλωμένους, ναι. τους προκομένους, τους σκότουσε όλου. Ναι. και μετά βάλα τους δικσιούς και σκοτώσαν και από όλους τους προκομένους. Και, και αυτό το τρο... κουβαλάμε μέχρι τώρα, Α, το ανάθεμα γαμώτων. Α, ναι. και μπήκαν καβάλα στον Ελληνισμό και τον διοικούσαν σαν ανεπιονάκια Πώ ρίνει τα ζάρια στο, ναι. στο τάβι ο για να παίξει, έτσι μας παίξανε οι Έλληνε. Με... Ζάρια, στο τάβι μα παίξαν αυτό. Τώρα το... όμω μα παίζουν. Από τον πόλεμο. Μέχρι και σήμερα, γι' αυτό τα βλέπω. Και επειδή εγώ μου αρέσει τα λογοπαίγνια, αυτοί μα παίζουν και εμεί τον παίζουμε. Α, μπράβο. μπράβο. αυτό ακριβώ είναι. πρέπει να το κόψουμε αυτό το έργο. Να το κόψουμε. Πώ. Αλλά. Δεν βλέπει κανεί φω στον ορίζοντα. Τώρα θα με κάνει να σου πω ένα ποίημα. Πε ό,τι γουστάρει. Που το λέγαμε από όταν ήμασταν μικροί. Από μικρό η χαμανία στο βιολί να μάθω αρμονία. Οπα. Αλλά μου το είπανε πολλοί ότι πα... αν το βιολί ήταν πουλί, θα το παίζανε πολύ. πολύ. <laughs> ναι. Αυτό κάνουμε εμεί. Ξέρω κι εγώ ένα άλλο που λέει: Στον καναπέ σου κάθεσαι και εγώ δίπλα στο πιάνο. <laughs> Τι γυλάζει, αγόρι μου. Όχι, γιατί <laughs> <δεν> γυλάζω. <laughs> για το πιάνο πουλάω. Ακριβώ. Αν ήταν σκυρό ή μαλακό. Ό, όχι, ήταν αυτό με τα πλήκτρα. <laughs> λοιπόν, στον καναπέ σου κάθεσαι και εγώ δίπλα στο πιάνο. Τραγούδια σου στη και αυτά για σένα μόνο. <ΣΣ> Αμέσω στο μυαλό σου πήγε στον πονηρό. <ΣΣ> δεν πρέπει <ΣΣ> <σε ΣΣ> λίγο δίβγε. Όχι, εγώ δεν πάει ποτέ. Λοιπόν, <ΣΣ> το θέμα μας είναι το εξής Να βάλουμε και τον κόσμο στην παρέα. Ακόμα δεν αρχίσαμε και λέει στρατηγέ, σε υπολύτωσε, αγαπάνε όλοι. Ναι. Εδώ είναι μέσα πάρα πολύ κόσμος και τα λοιπά. Και η βασική έτσι το ζουμί που ε, βγαίνει ε. από εδώ είναι και τι να κάνουμε Τώρα ο κόσμος, γιατί αυτοί όλοι που ακούνε εδώ είναι ελληνοκεντρικοί να ξέρεις. Να του απαντήσω. Αγαπητοί μου Έλληνες υπάρχει λύση πάντοτε σε όλα τα προβλήματα. Άλλοι τη βλέπουν, άλλοι δεν τη βλέπουν. Yeah. Άλλοι τη νιώθουν, άλλοι δεν τη νιώθουν και άλλους συμφέρει και σε άλλους δεν συμφέρει. Μέχρι το καλά. Πάμε. Μέχρι το καλά. Πάμε. Ε, στις Αγωνίζομαι εγώ και οι φίλοι μου Και όσοι με ακούν και εσείς ακόμα Από σήμερα και πέρα να αγωνίζεσαι Και να, να λέτε ότι Οι καινούργιες εκλογές δεν θα γίνουν Μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ Που πάν και μας προβάλλουν Τα μέσα μαζικής Από, από βλακώσεως Μάλιστα. Λοιπόν και τα γάλοπ Αλλά μεταξύ Προσκυνημένων Ελλήνων Και Ελευθέρων Ελλήνων Σωστό αυτό που είπες Γιώργο Τώρα Σήμερα οι Έλληνε πρέπει να καταλάβουν ότι η πολιτική κατάσταση αλλάζει όπω άλλαξε το 1946 μετά τον πόλεμο. Ναι. Ήταν πριν δύο κόμματα, το φιλελεύθερο και το λαϊκό. Ναι. Μετά τον πόλεμο έληξαν, έσβησαν ναι. και βγήκαν καινούργια. Ναι. Θα πει τα καινούργια, τα έκανε το κατεστημένο και βάλει αυτού που είχαν. Τέλο πάντων, να κουνιέται λίγο το, Άλλο, το, το, αλλά, το είδωρ. Ακριβώ. Αλλά τώρα οι Έλληνε θα κάνει τι κόμματα, θα κάνει το κατεστημένο και κάνει τα αναχώματα που λέω εγώ, τα καινούργια. Ναι. Λοιπόν, αλλά θα είναι και κανονικά πατριωτικά. Θα ψηφίσουν τα πατριωτικά. Αυτό να το κρατήσουμε ότι θα παίξουν μπάλα και πατριωτικά κόμματα καθαρά. Καθαρότατα. ο να το έχει βαρύτητα, γι' αυτό σε ρωτάω. Καθαρότατα. Και τώρα όλοι οι Έλληνες λένε, Γιώργο μου, το εξής. Γιατί δεν ονον, ενώνεστε όλοι οι εθνικόφρονες, οι πατριώτες, οι πατριώτες κ. Κ. Αυτό να σε ρωτήσω τώρα, για λέγε. Για και να κάνετε ένα κόμμα για να χτυπήσετε το καταστημένο. Τους πληροφορώ ότι οι γνήσιοι οι πατριώτες Έλληνε έχουν ενώθει. Α, Δεν το λέμε. Μπράβο. Δε, και μάλιστα είναι δικά μου η απέτηση να μην το πούμε. Γιατί θα πέσουν αμέσω σαν κοράκια οι άλλοι. Θα σας μα, Σε τον α, έναν να ε, ε, λένε ψέματα για τον άλλο Θα σας σκορπίσουν. Ναι, ακριβώς, θα σκορπίσουν. Και επειδή εμένα έχω κάνει τρει φορέ τέτοιε ομάδε και με τι κόρπισαν, τώρα ναι. πλέον έχω βάλει μυαλό και είμαι μαζεμένο. Και λε αλήθεια, <σχυ> το λέω για του φίλου, διότι ναι. εγώ που σε ξέρω και ναι. μιλάμε κάθε μέρα. Ναι. Ακόμα τώρα που μιλάμε ναι. και πριν τον αέρα, μου είπε δεν θα σου πω τίποτα μέχρι να το κοινοποιήσουμε. Δηλαδή και εγώ δεν έχω ενημέρωση από σένα. Ακριβώ. Για λόγου ασφαλεία. Ακριβώ. Για λόγου ασφαλεία. Λοιπόν, Έλληνε είναι ενωμένοι οι άνθρωποι που πιστεύουν στην Ελλάδα. Ναι. Και πάνε μπροστά και έχουνε καλές βάσεις. Να είστε βέβαιοι και να έχετε την ψυχή σας ελεύθερη, να σκέφτετε το μέλλον της χώρας που είναι πάρα πολύ καλό. Το Είποτε. μέλλον είναι πολύ καλό. Πολύ καλό. Μπράβο Γιώργο, κάνουμε μια ανοτελεία, να πάρει μια ανάσα. Ναι. Είναι αισιοδόξα αυτά που λες και ακόμα δεν έχουμε αρχίσει. Ναι. Αλλά πιστεύουμε... Και οι φίλοι γι' αυτό έχουν μπέσει να σε ακούσουν γιατί κάτι ξέρεις παραπάνω από όλου ε, μας. Ε, τώρα θα σου πω γιατί είναι καλό, γιατί αλλάζει διεθνώς η κατάσταση. Ωραία, το κρατάμε δηλαδή, ανωτελεία, άστον, ανωτελεία. Να με ρωτήσεις μετά γιατί αλλάζει η κατάσταση τώρα. Αυτό, πάμε ένα διαλυματάκι, να πιούμε ένα Ά, νερό και θα α. πάμε σε αυτό που είπες τώρα μόλις. Ναι. Λοιπόν, για να ακούσουμε, ο στρατηγό ποτέ δεν λέει ε, πράγματα που δεν γνωρίζει. Λοιπόν. Ακούσουμε λίγο Αγίο Πέλαγο επί τη δεστοβαλά. Ετζένσι, και πάνε. Από τη Ροκόπερα 666 αποκάλυψη του Άνου Child, GNC, 1971. Σα από τη Βίλη, Αβέτο 14 τελικά ακόμα άγνωστοι επισκέπτε να ευχαριστήσω τον πάρα πολύ κόσμο που είναι μέσα από όλα τα μίκη του πλανήτου και από όλη την Ελλάδα εννοείται και υπό αυτή την έννοια να τιμήσουμε εδώ την παρουσία του κύριου Γεωργίου Αϊφάντη, του Σατηγού, του γνωστού σε όλου φίλου. Πατριώτη, το πιο καθαρό μυαλό που έχω ακούσει σε σχέση και με την ηλικία. Αυτό είναι επί το πολλάσιο, διότι όλοι έχουν αράξει του κανέδε, φω και είναι αυτό που μέσα, δηλαδή δημιουργούνται. Καταστάσεις Μίλα μίλα στο κινητό θα... Ή κλείστο είναι μην <Κι> Λοιπόν Και όταν έχουμε τέτοια παραδείγματα Δεν έχουμε το δικαίωμα Να λέμε άλλα πράγματα Και καταλαβαίνετε εννοώ τώρα Μην χαλάσουμε τη συζήτηση Λοιπόν τις ερωτήσεις που βλέπω στο τσάτι όποιε όποιες έρθουν θα τις κρατάω Να πάμε όμως στο κομμάτι Της αισιοδοξία που άφησε ο Γιώργος Πριν το διάλειμμα τι αλλάζει για να έχουμε το νου Και μετά έχω και δύο ερωτήσεις Που έχουν σχέση με αυτά που ναι. ήδη έχουμε ξεκινήσει ναι. να λέμε Γιώργο μου ναι. Έλα. Ε Εκείνο που αλλάζει τώρα Αλλάζει ο ενιαυτός του Πλάτωνα oh, Κάθε ε 2150 χρόνια ναι. Αλλάζει ο ενιαυτός Σε τόσα χρόνια διοικεί ένας πάνω στη γη ή οι δυνάμεις οι καλές ή οι δυνάμεις τους σκότους Μπράβο. Αυτές τις 2.000 χρόνια 150 που περάσανε Κυβερνούσαν τους, την ανθρωπότητα της γης Οι δυνάμεις τους σκότους Μέχρι, Τώρα καταναίκη. αλλάζει και αναλαμβάνουν οι δυνάμεις του φωτός Που βασικά τις δυνάμεις του φωτός Εκπροσωπούν και οι Έλληνες Μάλλον πρωτοπορούν οι Έλληνες Μάλιστα. Το ελληνικό γένος το ελληνικό γένο, γιατί μάλιστα. Λες, προσύχα, και μάλιστα. Θα λε Έλληνε, όχι νέο Έλληνε, θα αυτοκτονήσω. Ε, ναι, εντάξει, εντάξει. Ε, εντάξει. Λοιπόν. Λοιπόν. Άλλο τόνα, και όταν, άλλο, άλλο. όταν ήρθε ο Χριστό, ακριβώ πριν 2000 χρόνια, ναι. ήταν στην αλλαγή του έννοια αυτού και ήξερε ότι αναλάμβαναν οι δυνάμει του σκότου. Γι' αυτό είπε ότι εγώ είμαι το φω και ήρθα να φωτίσω την ανθρωπότητα. Δεν τον κατάλαβαν οι άνθρωποι το Χριστό. Κι ήταν επόμενο να μην καταλάβουμε οι άνθρωποι το Χριστό. Με... Τι εννοούσε, Αν ανάψει στην ομόνια το μεσημέρι, ένα φω φωτίζει. Αμά είναι το μεσημέρι, κανείς. δεν φωτίζει. Όχι. Δεν το βλέπει κανεί. Ναι, πρέπει να είναι βραδάκι. Α, πρέπει να είναι νύχτα. Έτσι. Άρα λοιπόν ο Χριστό αυτό εννοούσε. Ότι Σου διδα... κατεβάζει το μικρόφωνο. Εγώ δε ποιο είναι, μπορεί να σε ψάχουνε Εδώ. Ε, δεν έχουμε κενό. Μιλά, δε ποιο είναι. Έχω κλείσει το μικρόφωνο εγώ. Δες ποιος είναι εδώ ο στρατηγός. Έχουν βαράει τα τηλέφωνα αφήνω να τον αφήνουν να κάνουν εκπομπή. Λοιπόν, το κλείσες. Ναι. Πάμε. Λοιπόν, λοιπόν, είμαστε στο Χριστό στο και στο φως. Και το φως. Επομένως ο Χριστός ήρθε τότε που θα αναλάμβαναν αμέσω οι δυνάμεις του σκότους 2.150 χρόνια να κυβερνάνε την ανθρωπότητα, να τι δώσει φως για να μπορέσουν να κρατηθούν, να βγούν από το σκότος. Οι γης χωρίς να καταστραφούν ναι. Και το πέτυχε κατά ένα μεγάλο τρόπο ναι. Διότι σήμερα Τα τελευταία χρόνια άρχισε η διαφθορά ναι. Μέχρι τώρα κρα, Κράτησαν Οι θρησκείες, οι αρχές Οι φιλοσοφίες, μια, οι ελληνικές Μια, μια ισορροπία κρατιώνταν. Μια ισορροπία αρκετά καλή Τώρα είχαθεί μπάλα Γιώργο Τώρα έχουμε, είμαστε στο τέλος Και οι δυνάμεις που φεύγουν Οι δυνάμεις του σκότους θα κάνουν Όσο μεγαλύτερη ζημιά μπορούν. Να. Δεν αποκλείται αν δουν ότι δεν μπορούν αλλιώ να σταθούν να κάνουν και πόλεμο, τον τρίτο πόλεμο, τον παγκόσμιο. Εδώ με ρώτησε ένα φιλό, κοίτα να δει τώρα τι συγχρονισμό υπάρχει. Την λέει ναι. τώρα που λε εσύ αυτά. Και λέει: Εάν ναι. δεν του κάτσει καλά, στο λέω χοντρικά τώρα, ναι. μπορεί να μα βάλουν και να φαγωθούμε εμά πάλι ξανά. Βεβαίω μπορεί να τον τρίτο πόλεμο. Και να έχουμε και εμφυλίου. Ο τρίτος θα καθαρίσει μια και έξω ναι. Διότι στο τρίτο πόλεμο τον οποίο ε, σχεδίασε ο Πάικ Ο εβραίος αμερικανός στρατηγός Πάικ ναι. τη δεκαετία του 1850 ναι. Λέει ότι ο τρίτος πόλεμος δεν θα πρέπει να σταματήσει Αν δεν καταστραφούν τα δύο τρίτα της ανθρωπότητος Κοίτα, αυτά τα ακόμα από παντού, ότι πρέπει Α, να μειωθεί ο πληθυσμός, ακριβώς. ό,τι, ό,τι, ό,τι. Και, και καταλήγει Γιώργη μου, εδώ πρόσεχη, Λέγε. πρέπει να καταστραφείν οι Άραβες και το κράτος του Ισραήλ. Το οποίο ο κράτος του Ισραήλ αυτός το όρισε, αυτός το δημιούργησε με τους δύο προηγουμένους πολέμους, τον πρώτο και τον δεύτερο. Αυτό το βλέπω κομματάκι δύσκολο. Το βλέπεις δύσκολο και απίθανο ναι. Και μάλιστα γιατί ο Πάικ έγραψε με τα χέρια του Ότι ο Τρίτος Πόλεμος πρέπει να τελειώσει με το, με το τέλος του κράτους του Ισραήλ Δεν μπορώ να καταλάβω Θέλεις να σου εξηγήσω εγώ γιατί Εννοείται Άκουσε να δεις ε, Δύσκολα το καταλαβαίνει οι άνθρωποι το κομμάτι αυτό του Πάικ με. Το κράτο το, τον Ιουδαϊσμό, με. τον διοικεί το ιερατείο των σιωνιστών Το ιερατείο των σιωνιστών Πιστεύουν ότι είναι μια άλλη φυγή Ξεχωριστή από τις άλλες τις εβραϊκές ναι. Γι' αυτό και δεν παντρεύονται Με γυναίκες Των άλλων 11 καθυλών Παρά μόνο μεταξύ τους Κι αν δεν έχουν γυναίκες μεταξύ τους Παντρεύονται τα αδέρφια μεταξύ τους Αυτό πάνε να περάσουν και σε μάστορα τώρα Να τα κάνουν όλα Α, μεταξύ ακριβώς, μας Ακριβώς τα δικά ναι. του έθιμα Έτσι, περνάν μπράβο. Τα δικά τους περνάν Λοιπόν. Και έτσι θέλουν, αφού πετύχουν την παγκοσμιοποίηση, να μην μόνο όχι οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι να διοικούν την ανθρωπότητα που πιστεύουν οι άνθρωποι, αλλά, αλλά οι Ισιονιστέ Και, θα, πούνε τότε ότι και όλοι... θα καταστρέψουν και τι 11 φίλε των Εβραίων. <coughs> θα του καταστρέψουν όλου και του Εβραίου. Του καθαρίζουν. Και ξέρει, θα πούνε τότε. Ναι. Εγώ το συζητάω με φίλου που έχουν υπόψη ναι. του αυτά που λε εδώ και ναι. χρόνια. Αφού έχουν μειξάρει το σύμπαν. Θα πούνε, μάγκε ή καθαροί είμαστε εμεί. Δεν χρειάζεται να το πούνε. Μα έχουν κάνει εμά όλου του. Ναι. Σου, σου, σου πιτσάμε, φιδέ. Εγώ λέω ότι είναι ο περιούσιο λαό. Αλλά εννοούν η ο περιούσιο λαό. Όχι ο εβραϊκό. Έτσι. Αλλά βάζουν όλου του Εβραίου μέσα για να κρύβονται. Να μην καταλαβαίνουν οι άνθρωποι την αλήθεια. Το και είδα εγώ ο... αυτό όταν πήγα στον Ταχάου στη Γερμανία και επισκέφτηκα το στρατόπεδο ναι. και μου η Ουγια. Ο Ισραήλ Ζαχάκ, ο Εβραίο, έγραψε ένα βιβλίο περίφημο εδώ και 20 χρόνια περίπου. Ναι. Το οποίο λέει Η ουδαϊκή ευε... θρησκεία, η ουδαϊκή ιστορία. Ναι. Και στη σελίδα, γύρω στο 245, γράφει ο Ισραήλ Ζαχάκ, εάν αγαπητοί μου πατριώτης, θέλετε να σωθούμε. Θα πρέπει να απαλλαγούμε από την κατακάστα που μας διηγεί. Το Δεν ξέρω αν το πρόσεξες. Το κατάλαβα, ναι. Δηλαδή, ε, δε, λέει στους Ιουδαίους να απαλλαγούν ατουσιωνιστάς. Διότι αλλιώς, αλλιώς η ανθρωπότητα θα μας καταστρέψει. Τους λέει. Γιώργο, να το ανα, ανοίξουμε λίγο, να το απλοποιήσουμε. Πώς Ο... γίνεται τώρα μία φάρα... Ναι. Αυτών των συγκεκριμένων ναι. Να έχει απλώσει το παιχνίδι παντού Και δική και τους δικούς της Και όλους τους άλλους Δηλαδή Πώς... τι, τι μου, ενά, α, Γιώργο α, Αυτά έχω γράψει σε βιβλίο μου Παρακαλώ πες το ε, για Λοιπόν ε, ε, όταν γύρισαν ε, Οι Ιωδαίοι Από τη Βαβυλώνα ναι. Το 538 π.Χ. Δηλαδή η Βαλίτσα έρχεται από τότε. Του του έφερε ο κύρος, Του είχε πάει ο Βα, να βοηθόνοσο αιχμαλό του στη Βαυλώνα. Ναι. Και του ελευθέρωσε, το, πριν από 150 χρόνια από τότε, περίπου και του ελευθέρωσε το 538 ο κύριο. Mm -hmm. Ο Πέρσης Βασιλιά. Mm -hmm. Λοιπόν, και του επέστρεψε στην uh, Ιεροσαλίμ. Αυτή εκεί από το. ΑΟ ή ιερατείου της Βαβελώνος το οποίο ήταν το ισχυρότερο τότε και δυνατότερο ναι. πήραν όλους τον τρόπο που μπορούν να μάθουν, δηλαδή τα συστήματα που μπορούν να διοικήσουν τους ανθρώπους ναι. τα επέκτηναν τα μελέτησαν ναι. και είπαν όχι τους ανθρώπους μόνο τους δικούς μας τις φιλής μας, το, το, το, ε, των ναι. Ιουδαίων αλλά όλη τις γης και συγκεντρώθηκαν στην περιοχή της Καδής οι κάδις είναι ένα υψίπεδο της Παλαιστίνης ναι. Το κάδι είναι ελληνική λέξη Είναι ένα δοχείο από ε, ξύλο Ξύλινο το, λέμε κάδος Τον κάδο ναι. Αλλά ε, το ξύλινο εκείνο που βάζουν οι, οι κτηνοτρόφοι Το τυρί και το γάλα Α, μάλιστα. Εκείνο το λέμε κάδι Μάλιστα. Λοιπόν Και γιατί την περιοχή αυτή τη λένε κάδι Όταν έγινε Που δεν έγινε αλλά στα βιβλία έγινε και στο μυαλό των ανθρώπων ο κατακλισμός του ΝΟΕ και αφού ο ΝΟΕ πέτυχε αυτό που ήθελε να πνίξει τους ανθρώπους και ζώα και να αφήσει τα και λοιπά, εκλεκτά και, και, ναι, και τα ναι, εκλεκτά ναι, ναι. άνοιξε μία οπίστη γη και έφυγε το νερό και αυτό το άνοιξε σε αυτό το υψίπεδο και αυτό το ονόμασαν κάδι διότι εκεί έφυγε το νερό του κατακλυσμού του ΝΟΕ ωραίο με Κοσμοπόλιτα σελίδα 14 Αυτά Τι πιστεύουν Τι λέει η θρησκεία τους Πως έχουν αισθήσει το εργάκι Αυτό λέμε Μαζεύτηκαν εκεί οι σιωνοίστε Και έβαλαν τις βάσεις για να διοικήσουν Την ανθρωπότητα Με μια λέξη όμως το έχουν πετύχει Το έχουν πετύχει Και αυτό έγινε μετά το 538 Έγινε κάπου στο 400 Και κάτι Χριστού. Ωραία. Από τότε αρχίζουν και εργάζονται στο να επιτύχουν την διοίκηση τη ανθρωπότητα. Και πώ οδήγηθηκα εκεί, Παρακαλώ. Γιατί πάντα είμαι ένα ερευνητή, αλλά παίρνω τη λεπτομέρεια και πάω να τη βρω. Ωραία. Αυτοί, επειδή ήταν λίγοι, έπρεπε να κάνουν μυστικέ οργανώσει που να πειθαρχούν απόλυτα σε αυτού ναι. και να τι εξαπλώσουν στου λαού για να δικούν του λαού. Να ελέγχουν την κατάσταση. Μπράβο, να ελέγχουν την κατάσταση. Και τέτοια βάλαμε την λεγόμενη μασονία. Η οποία δεν είναι μία οργάνωση μασονία, είναι πεντέξι. Για πάμε. Είδε. Λάιον, Ιλουμινάτη. Ναι, ε, ναι, ναι. Τάγματα, τάδε κτλ. Και, και, η Και οι είναι, είναι καινούργοι. Να είναι από κάτω αυτή. Όχι, δεν είναι από κάτω. Επειδή είδαν ότι δυστυχώ η Μασονία έπρεπε να κάνουν μια καινούργια για να την αντικαταστήσουν. Ναι, είναι το πολιτιστικό κομμάτι και, αυτό, ρε παιδί ακριβώς, μου. Ακριβώ. Και του πιο πιστού Μασόνου, κάθε έναν τον έβαλαν και οργάνωση ένα κομμάτι Ρότερη. Ναι, το ξέρω. <laughs> Επομένω, ο κάθε αρχηγό σε κάθε. πώ το λένε, οργάνωση Ρότερη είναι παλιό Μασονία. Παρακλάδια κλπ. Είναι, είναι, είναι από το κεντρικό τη μασονίας. Παρακαλώ. Λοιπόν. Ε, έχουν λοιπόν η κάθε αυτούμα σωνία, Έχει 33 βαθμούς Τον 30 βαθμό που ανεβαίνει Ονομάζεται η καδό. καδό Καδό Και ορκίζεται στον όρκο Και λέει Γιώργη μου Απλά πράγματα εντάξει, ε, αν, Απλά Αν διακρίνω Στο απέναντι στρατόπεδο του εχθρού μου ναι. Έναν αδελφό καδό θα θυσιάσω, όχι δεν θα τον πολεμήσω Αλλά πρέπει να θυσιάσω και τη ζωή μου Για να τον σώσω uh... Λέω εγώ αδερφό καδό Τον αδερφό από τη Θεσσαλία Τον λέμε Θεσσαλό Από την Κρήτη κριτικό Τον καδό, άρα είναι από κάδι Κάδι κάδι κάτι τέτοιο Είναι από και, και επειδή η μασόνια του το αυτό Δεν το πιστεύουν λένε, Δεν υπάρχει τέτοια περιοχή <Και> Εγώ κύριε έψαξα την Παλαιά Διαθήκη και έχει κεφάλαιο ολόκληρο που λέει κάδι. Λοιπόν, και εκεί γράφει ολόκληρο κεφάλαιο. Περιάρτον. Υπάρχει μασόνι και άστε δεν υπάρχει. Και υπάρχει και σε ένα κεφάλαιο που είναι καθαρός κατα... κάδι. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν όμως και άλλα τρία κεφάλαια που έχουν άλλη επικεφαλίδα ναι. που αναφέρουν μέσα την κάδι. Άρα είναι σημείο. Είναι σημείο αναφοράς. συγκεκριμένο. Ναι. Αναφορά, μην τη συζητάμε τώρα. Μου λέει εδώ μια φίλη από τα Χανιά ότι στα Χανιά, στο Ροταριανό, το τοπικό εκεί. Ναι. Είναι μέσα όλοι η αφρόκρεμα της πόλης Ναι. Όλοι όσοι πάνε να βολευτούν. Διότι τις κάναν τις μυστικές οργανώσεις και δίνουν προνόμια σε αυτού που μπαίνουν. Ναι. Ούτω ώστε αν έχει ένα παραδείγματο χάνει ρωταριανό. Ναι. Ή... Ηλumenάτε ή, ή οτιδήποτε. Ναι. Όλου του οργανωμένου Σου δίνουν εντολή να πηγαίνουν στο δικό του κατάστημα να ψωνίζουν. Ε, ναι, ε, αυτά έχει, επασχ... έχει, έχει, έχει δηλαδή εξασφαλίσει κατα... ε, ε, πελατεία ο άνθρωπο. Με, με τη μία. Με την πρώτη. Μόνο τότε άνοιξε κατάστημα αυτό. Δεν μου λες δεν σου Εμένα Τα τελευταία 30 χρόνια δεν υπάρχει οργανισμό, όμιλο, τέτοια κόλπα. Άλλα κόλπα που λέει ο φίλο μου Βλάσφηλ που να μην με έχει πλησιάσει. Και δεν ενδίδω, Γιώργο μου, ναι. καλά έκανα. Λοιπόν, πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, εσύ, άκου, άκου να δεις τώρα. Και έτσι διοικούν την ανθρωπότητα, τους δίνουν θέσεις. Εκείνου που δεν κατάλαβαν και δεν μελέτησαν, έτσι βρή, έφτασαν στην Κάδη, ε? ναι. από την Παλαια Διαθήκη, ναι. από, το, από το βαθμό των 30ο, που είναι που ειναι ο καδό ναι. Που δίνει αυτόν τον όρκο, ναι. λέω τι είναι αυτό, θα εδώ εκεί. Και πάω στην παλαιά Διευθύνση και το βρήκα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει περίπτωση μην το βρει. Αρκεί να ξέρει να ερευνήσει. Δεν το βρίσκει όποιο δεν ξέρει. Εγώ ρε παιδί μου, γι' αυτό καλό είσαι ερευνητή, γιατί ψάχνει. Ξε, ξέρω να το βρω. Έτσι. Πού θα ψάξω. Λοιπόν, και τώρα να πούμε, Γιώργη μου, να κάνουμε ε, μια διακοπή. Με, μετά την παρένθεση που ανέφερε, ε, ναι. έχουμε μείνει. Ναι. Στο ότι αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά τώρα να την κλείσουμε, να, να την κλείσουμε ένα πολύ σοβαρό πράγμα. Παρακαλώ, αγαπητοί μου Μασόνη, εάν δεν ακολουθήσετε την οδό που ακολούθησαν οι Μασόνοι το 1820-1520, που μπήκαν στη φιλική εταιρεία ναι. αγωνίστηκαν μεν για την Ελευθέρα Ελλάδα. Κάνα δυο από αυτούς θυσιάστηκαν ναι. και τους δοξάζουμε ως τους πιο καλούς ήρωας μασόνους. Ναι. Εάν κάνετε και εσείς το ίδιο σήμερα θα σωθείτε. Εάν δεν κάνετε το ίδιο και δεν βοηθήσετε στην ανατροπή του κατεστημένου και συνεχίσετε να το υπηρετείτε θα σκοτώσουν εσάς τη γυναίκα σας, τα παιδιά σας και εύχομαι να έχετε το τέλο του Γαντάφη και όχι το τέλο του Σαντάμ Χουσέιν. Και αυτοί οι υψηλόβαθμοι μασόνιοι είναι, προσέφεραν τα πάντα στο κατεστημένο. Ο, και του Ο Χουσέιν, το είπαν να καταλάβει το. εκείνο το. πώς λένε. Το ένα κουβέτ, μικρό κράτο τέτοιο. Το Κουβέιτ. Ναι. Γιατί θέλαν να κάνουν βάσει στην Ανατολή να ελέγχουν τη Μέση Ανατολή. Και δεν είχαν. Βάλαν το Χουσέιν, το κατέλαβε, πήγανε παλκαράτ. Παλικάρια των Άτου τα στρατεύματα ναι. απελευθέρωσαν το κουβέιτ έκαναν βάση εκεί και από εκεί τα στρατεύματα τους γυμνάστηκαν, κάναν και άσκηση κατέλαβαν το κράτος του Χουσέιν και τον θυσίασαν δύο φορές Γιώργο. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος πέθανε δύο φορές διότι σκοτώσαν τα παιδιά του, του τα δείξανε σκοτωμένα, σκοτωμένα οπότε πέθανε ο άνθρωπος και μετά, σκοτώσαν του, και και μετά σκοτώσανε, και και σκοτώσανε και αυτόν. Ενώ ο Καντάφη τον βασάνησαν μένα, αλλά σκοτώσαν πρώτα αυτόν και μετά δύο μήνες το γιο του που είχε για διαδόχο του. Άρα πέθανε μια φορά. Έχουμε ναι. λοιπόν αγαπητή μου Μασόνι θα πεθάνει τίποτα θα πεθάνετε και να σου δώσω και τις αποδείξεις Γιώργο. Ναι. Έχουν κάνει μυστική οργάνωση. Πρώτα πρώτα, οι σιγωνιστές δεν ταΐζουν τζάπ ανθρώπου. Ε, λογικό ακούγεται. Ξε, ξεκάθαρα. Ναι. Μετά λοιπόν, θέλω δεν... να σε ρωτήσω κάτι να το διευκρινίσουμε για του μασόνους αλλά ολοκλήρωσε αυτό Ναι, να τελειώσω αυτό. Ναι, ναι, ναι. Επομένω, είναι εκατομμύρια σολτιγμοί. Ναι, ναι, ναι. Δεν πρόκειται αφού αυτοί πετύχουν την παγκοσμιοποίηση να του αφήσουν ζωντανού. Ναι. Για, για δύο λόγου. Ναι. Πρώτον, διότι αυτοί είναι συνομότυποι και ξέρουν από συνομωσία και ναι. φοβάνται να μην στραφούν εναντίον του και του πάρουν την αρχή. Και δεύτερον, διότι δεν θέλουν να ζουν άνθρωποι που ξέρουν τα μυστικά του. Και από εμένως θα καθαριστείτε αγαπητοί μου ναι. Πώ, Τώρα ε, όταν τι θα καθαριστείτε εννοείς ότι θα πάνε και στην πάντα, τους να τους Να σας δώσω και τι ενδείξεις. Έχουν δική τους μυστική οργάνωση, η οποία ξεσηκώνει του λαούς για καλλιεργή. Ναι. Από τώρα τους λαούς, ψάξτε και θα το βρείτε, ναι. ότι δεν φταίμε εμείς οι σιώνυστε, οι, οι μασόνυφτεν. Αυτοί ναι. δεν σας δικούν. Ναι. Και πριν από 20 χρόνια δεν ξέραμε από τους υπουργού, πρωθυπουργούς ποιοι είναι μασόνοι. Σήμερα ξέρουμε όλους ποιοι είναι. Εντάξει, μερικοί ξέραμε. Ναι, ελάχιστα. Ελάχιστοι. Ελάχιστα. Τώρα τους βάλαν όλους και εκδηλώνονται. Αυτό γιατί το κάνουνε. Τους, τους εκθέτουν. γιατί. Α, γιατί ε. αύριο, αύριο που θα πετύχουν την παγκοσμιοποίηση, Γεώργο, ναι. θα πούν στο λαό, τον ελληνικό, το ίδιο. Θα γίνει σε όλους τους λαούς. Ποιοι σα κυβερνούσανε και φτάσατε σε αυτά τα χάλια Οι μασόνοι Φάτε τους Και θα στρέψουν το λαό κατά των μασόνων Και θα βάλουν το λαό να τους σκοτώσει Ότι να τη κακή Ακριβώς να η κακή βαράτε τους ε, τα, Αυτό, αυτό είναι, το έργο που θα πάει Είναι μου. μελετημένο το σχέδιο ε, και... Δεν διαφωνούμε Όποιος έχει διαβάσει αφού, δύο βιβλία και πει δύο κουβέντες α, Αφού αυτούς από εκεί και πέρα θα αφήσω να πάνω στη γη Έχουν προγραμματίσει αυτό το ξέρουν όλοι Το ξέρουν και οι μασόνι 500 εκατομμύρια μόνο Και αυτοί θα είναι κλωνοποιημένη Και Ελλειψή στο μυαλό Για να μπορούν να, Απλώς να εργάζονται Να παράγουν αγαθά για τα και, Ναι, Ζόμπι, ναι, ζόμπι. ζόμπι. Δεν μου σε αυτό το 500 εκατομμύρια Το λένε πάρα πολύ Πάρα πολύ Τελευταίος. Ξέρεις γιατί το λένε για, λέει, για να σου πω και την αρχή γιατί ναι, ναι, ναι, ναι. Το 2000 βγάλανε τον κώδικα αλιμεντάριος ναι. Διατροφής ναι, ναι. Ο οποίος απειγόρευε να καλλιεργούν οι άνθρωποι οι Λαχανικά, τρόφιμα, φρούτα Εδώ λέει, λέει δεν έχουν, μπορείς να έχεις ούτε μια στέρνα έχουν, στο χωριό σου λέει. Που ναι. να έχουν βιταμίνες ναι. Για να γίνει από βιταμίνωση του ανθρώπου Συμφωνούμε εδώ. Όταν γινόταν από τα μείωση, ο άνθρωπος έχανε το ανεσοποιητικό του σύστημα και πέθαινε με την παραμικρά αρρώστια. Με το παραμικρό πέθαινε. Και είχαν προγραμματίσει σε 10 χρόνια να πεθάνουν τα 6,5 δισεκατομμύρια του, του λαού της γης και να μείνουν μόνο 500 Το απεκάλυψη μια ρήτα... Γιατρός στον Καναδά Έκανε μήνυση στην αμερικανική κυβέρνηση Το έκανε νόμο η κυβέρνηση Το 2000 ή 2001 Έκανε μήνυση στην αμερικανική κυβέρνηση Ότι καταστρέφουν το λαό Και την κέρδισε Η γυναίκα η γιατρέσα Και από εκεί βγήκαν τα 500 εκατομμύρια και απεκαλύφθη το πρόβλημα. Ακριβώ. Αυτή απέδειξε ότι θα μέναν μόνο τόσοι λίγοι άνθρωποι πάνω στη γη ναι. και θα πέθαιναν εάν εφαρμόζεται ο κώδικα αλλημετάριου τον οποίο, τον τον οποίο νομοθέτησε και η Γερμανία και η Γαλλία και νομίζω άλλοι έναν δύο κράτης, ναι, ναι, ναι, ναι Και η Αμερική. Τα λέει και ο Κατσαρό ο Νίκο αυτά. Ακριβώ. Επειδή όμω κέρδισε εκείνη τη δίκη, σταμάτησε και δεν επευλήθη να εφαρμοστεί. Δεν μου λε. Ακού. Αυτά τώρα είναι τα, τα, τα νταουνιάρικα. Ο, ο ρεαλισμό δεν είναι down. Άκριβώς. Η παραμύθια είναι down. Και μένα ε. με βρίσω μερικοί επειδή τα λέω ρεαλιστικά. Δηλαδή, άλλο να πάρω το διαστημόπλοιό μου και πάω βολτίτσα, ναι. και άλλο να μην ξέρω και τι μου γίνεται. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, το αισιόδοξο όμω του πράγματος που είπε τώρα προλίγου, ποιο είναι, κάτι δική σου αντίληψη. Που ότι αλλάζουν τα πράγματα προς το καλύτερο μάλιστα. Λοιπόν. Α, Αυτό ε. να πούμε στους ανθρώπους να το καταλάβουν. Ναι. Λοιπόν, είχα πριν δύο μήνες φιλοξενούμενο στο δικό μου σταθμό που παίρνω και το βάζω στο διαδίκτυο. Ναι. Ένα δικηγόρο, Βαγγέλη Τρίγκα, από την Πάτρα. Τον είχα χτες εγώ. Φίλο μου. Α, τον είχες το Βαγγέλη. Την Παρασκευή τον είχα. Α, μπράβο. Συγχαρητήρια Και Είκα... κούφανε τον κόσμο εδώ Από όλες τις απόψεις Διφορούμενες Είναι, είναι μελετημένος ο Βαγγέλης Εγώ το ξέρω αλλά επειδή ε. είπε πολύ περίεργα πράγματα Έγινε της κακομήρια εδώ Α δεν ξέρω τι έγινε Θα τα της... πούμε μετά Λέγε. Τι σας είπε εσάς αλλά εγώ είμαι Όχι δεν λοιπόν, είπε ότι είπε κουταμάρες Είπα λοιπόν. ότι ήταν η πρώτη φορά και... που τον βγάλαμε Ακριβώς. Και κουφάθηκε το σύστημα Και εκεί αποδείξαμε ότι αλλάζει Ο ενιαυτός Φεύγουν οι, κακοί και ανεβαίνουν οι καλοί. Αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμο. Αυτό προσευχόμεθα όλοι. Α, μπράβο. Και ποιες ενδείξεις έχουμε. Αυτό να Ξε... ακούσουμε. Αυτό να ακούσουμε. Ε, πρόσεξες ότι ο Τραμπ στην Αμερική άρχισε και ανεβάζει το λαό της Αμερικής, δίνει ψωμί στο λαό, δίνει εργασία, δίνει αυτά. Σήμερα αν γίνουν εκλογές, ο Τραμπ θα πάρει Έχει 3% ανεργία. Μόνο. Ε, ναι, αλλά είχε δεκάδε. Μα έριξε του φόρου, φέρνει τι εταιρείε μέσα από τι κλπ. Όχι μόνον αυτό. Κάνει Γι' εισα... αυτό και τον ευρίζουν τώρα, να τα λέμε όπω ναι. είναι. Ναι, έκοψε τι εισαγωγέ από την Ιαπωνία αυτοκινήτων κλπ. Και, ναι. και αναγκάστηκαν να δουλέψουν οι αμερικανικέ βιομηχανίε. Ναι. Τι λε τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό τον κατηγορούν. Ναι. Ήδες είδε κανένα μέσο μαζική ενημέρωση ελληνικό να τον προβάλλει, Όχι. Κανένα. Όλοι τον κατηγορούν. Ναι, αλλά αυτό που έχει ω προθυπουργό εδώ εσύ. Ναι. Απάνω στι ημέρε των εκλογών που ήταν να βγει ο Τραμπ προδιετία, ναι. Για το παιδί αυτό βλέπει μπροστά, εγώ ναι, το ναι. Ναι. Μάλλον κοιτάει τη του πώ μεγαλώνει. Ναι, ναι. Και είπε σε δημόσια δηλώση, δεν την παίζουν όμω οι λουγκριτίε, Όχι. Ότι μη μα βρεθεί, μα βρήκε αυτό το κακό. Λέει και βγει ο Τραμπ στην Προεδρία. Ακριβώ. Πρώτον εκλογών των το, ναι. Αμερικανικών το είπε. Ναι. Και τώρα πάει και κάνει, είπε στον Τραμπ. Αλλά... Και εγώ πίπα κάνω αλλά είναι ξύλινη <ΣΟ> Την βλέπεις εδώ την κρατάω στο χέρι <ΣΟ> Ο οποίος Τραμπ Δήλωσε δημοσίως προσφάτως Είτε παρακολουθώ λάγο ναι. Εγώ λέει είμαι εθνικιστής και, Δηλαδή και υποστηρίζω την έθνη πατρίδα μου Και και θα ενισχύσω τα έθνη έτσι. Ακριβώς αυτό δεν καταλαβαίνει οι Έλληνες Εδώ όταν μπεις εσύ ότι είσαι εθνικιστής Γιατί Ακριβώ. Ο Τραμπ είπε είμαι υπέρ των εθνών Ναι Και τώρα εάν έχουμε χρόνο να εξηγήσουμε τι είναι έθνος και τι δεν είναι. Έχουμε χρόνο άπλετον Γιώργη. Η ελληνική λέξη δεν ήταν ή το εθνισμός και εννοούσε ναι. την, το καθήκον του ανθρώπου και τη ροπή του ανθρώπου να διατηρήσει τη φυλή του. Μάλιστα. να μην καταστραφεί Σωστό. όχι να επιτεθεί σε άλλους ή να τη δική του φιλή να στηρίξει ναι, ναι, ναι. δηλαδή εννοούσε την άμυνα και τη σωτηρία της φιλής σου μάλιστα Μπα... οι κοσμοκράτορες όμως θέλαν να δώσουν κακή έννοια για να κατηγορήσουν τους ανθρώπους αυτούς που ήθελαν να σώσουν τη φιλή τους και βάλανε ένα κάπα μέσα και το κάναν από εθνισμό, εθνικισμός που η δώσανε... διαφορά σημαίνει τι. Α, ποια είναι η διαφορά. Να μάθουμε και τι έννοιε τώρα. Ακριβώς. Πρέπει και δώσανε στον εθνικισμό την έννοια ότι ο είναι εκείνο που θέλει να κατακτήσει τα άλλα να είναι αυτό καβάλα. Με ένα κάπα έγινε αυτό. Έτσι. Α, με ένα κάπα το άλλαξανε. Δεν το ερμηνεύσανε στο λαό και ο λαός δεν ξέρει. Και όταν ακούει εθνικιστή σε εννοεί είναι κακούργος και φασίστας. Σα, θα σε πούνε αν πει σήμερα κάτι εθνικό θα σε πούνε είσαι φασίστας. Ναι αλλά πρόσχε να δει τώρα ναι. γιατί εδώ τα λέμε όλα και το ξέρεις. Ναι. Ενώ δεν ξέρει την ετοιμολογία των λέξεων που τον αφορά ναι. στη ζωή του το κιλοτάκι της τάλδε και της δίνα το ξέρει τι χρώμα το... είναι. Αν μπράβο και ε, ακριβώς και του βάζουν αυτό που θέλουν αυτοί ως έννοια. Και πιστεύει λοιπόν όταν ακούει ότι εγώ είμαι παραδείγματος χάρη εθνικιστής άρα είμαι κακός, ναι. είμαι φασίστας, ναι. κατάλαβες. Ενώ δεν είναι αυτό, είμαι ο άνθρωπος που θέλω να σωθεί η φιλή μου. Άρα λοιπόν η ετυμολογία εθνιστής είναι αυτή και Α... γι' αυτό αυτό συνεπάγεται ότι ο άλλος που δεν είναι εθνιστής είναι ναι. διεθνιστής. Α, μπράβο. Δεν είναι διεθνικιστής. Α, μπράβο. Σωστό. Υπάρχουν, υπάρχουν όμως και ποιοι είναι. Παρακαλώ. Οι, οι μόνοι είναι. Αυτό, σιωνίστε. έτσι, είναι. αυτοί θέλουν να καταλάβουν τους λαούς. Ναι. Και το δικό τους βρωμιά, και οι... κακία, την έριξαν σε μας τους άλλους. οι άλλοι θέλουν την ύπαρξή τους. Ακριβώς. Εμείς αγωνίζομαστε την ύπαρξή μας και τη λεφτερία μας, και αυτοί αγωνίζονται να μας κατακτήσουν. Αυτή είναι η καλή για όλου τους αριστερού του κόσμου και εμείς που θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι, είμαστε η οι, οι Έλληνες, να ξεχωρίσετε τις είνες αυτές από τα μυαλά σας και να μην παρασύραστε δεν μου λες τώρα έτσι όπως παίζει το παιχνίδι δεν πρέπει να γίνουμε και εμείς λίγο κακοί γιατί μας έχουν πιάσει το κολαράκι άπαντες που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και πουλάνε μαγιές να πάμε λίγο και, και στα έχω... σκοπιανά εγώ ασχολούμαι με τη φιλοσοφία το ξέρω και πιστεύω και ακολουθώ τις αρχές των Αιγίνων φιλοσόφων. Το ξέρω, Γιώργο. Οι Έλληνε φιλόσοφοι ήθελαν με την διαφώτιση να ξυπνήσουν τον κόσμο και να πάει στον καλό δρόμο. Και όχι με τη βία. Ε, εντάξει, αυτή είναι η ορθή Α, η... τακτική. Εγώ δεν ξεφεύγω από εκεί. <laughs> Σύμφωνα. Εγώ θα μείνω εκεί. Ναι, αλλά γι' αυτό ακόμα θα... και τώρα γι' αυτό αγωνίζομαι ο, ο κόσμος. Να πω στους ανθρώπους ποια είναι η αλήθεια και να διαλέξουν αυτοί πλέον τι θα κάνουν. Μα γι' αυτό σε αγαπάνε και σε γουστάρουν ακόμα και αυτοί που δεν ασχολούνται τόσο πολύ με αυτά. Ναι από το Από πέρα όμως γι' αυτό είσαι εδώ να μας τα πει και η διευκρίνηση αυτή που ό, έκανες από μένα. ένα κάπα που είπες Ένα κάπα βάλανε και αλλάξαν την έννοια. Όλοι. Όλοι. Ναι. Λέγε. Ακριβώς. Όπως αλλάξανε πάρα πολλές λέξεις για να δησφημίσουν την Ελλάδα. Ναι. χάρη ελληνικές λέξεις όταν λέει ο Τάδε οργιάζει, τι εννοεί, Ότι έχει σεξουαλικές ανομαλίε. Και κάνει όργια. Και κάνει όργια σεξουαλικά. Σεξουαλικά, ναι. Σεξουαλικά. Ναι. Η λέξη Σόργιο, αν πάρεις το λεξικό του το Ναι. το πιο παλιό που υπάρχει, τι έννοια έχει, ξέρεις... Μια λέγε. Θρησκευτική τελετή. Και γιατί α, τι άλλαξαν τη λέξη αυτή που και την κάνανε άσχημη πολύ. Για να ξεφτυλίσουν τους Έλληνε. Γιατί σε όλα τα βιβλία οι Έλληνε γράφαν Όταν κάναμε τα διονύσια μυστήρια Ακολουθούσαν σοβαρά όργια ναι. Είναι γραμμένο στο βιβλίο ναι. Όταν το δώσεις την έννοια του σεξουαλικού όργιου Αμέσως ξεφτυλίζεις τη θρησκεία των Έλληνων Μπράβο. Γι' αυτό το δώσανε Που να το καταλάβουν οι Έλληνε αυτό εδώ δεν έχουν καταλάβει τώρα άλλα, καταλάβουν. αφού η, η ρίζα είναι όμικρον ρο γάμα, όργο, ναι. όργο και λοιπά, είναι οργανισμός, ο, οργή, ε, ε, ε, όργομα, έχει, ο, το, είναι ναι. μεγάλο το έργο, το δεν το και τα λοιπά. Ε, ναι. Έτσι μπράβο. Ακριβώς. Λοιπόν, έτσι κάνανε και μας έχουν φέρει σε δύσκολη θέση και πρέπει να κάνουμε, Ολόκληρο αγώνα για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τη γλώσσα μα στα σωστά τη. Γι' αυτό βάλετε. Ναι, γι' αυτό βάλετε. Γι αυτό βάλετε και από αυτό... όλου, όχι από τον Γαβρόβλου. Ότι καταστρέφεται. Κατά σειράν. Και, και, και να σου πω ένα παραπονόμο τώρα, έτσι, που θα ακούσουν και οι Έλληνε. Φτάσαμε στο σημείο αυτό, γιατί δεν έχουμε πνευματικό κέντρο. Α, στα βιβλία μου, το 1998, ακόμα έγραφα αυτή την παρατήρηση. Ναι. Και έπρεπε να ορίσουμε και προσπάθησα και προσπαθώ και τώρα πάει να γίνει ναι. πνευματικό κέντρο. Εάν είχαμε πνευματικό κέντρο, την Ακαδημία Αθηνών. Να δίνει τις κατευθύνσεις Στάσου μην να δίνει πνευματικέ κατευθύνσει. Ναι. Και η Ακαδημία Αθηνών ναι. έπρεπε να τα ρυθμίσει αυτά όλα και να τα δώσει στον ελληνικό λαό τι ορθέ έννοιε. Έπρεπε να προστατεύσει τη γλώσσα μα προστατεύσει την ιστορία μα. Ναι. Να προστατεύσει τα ήθη και έθιμά Αυτοί προστατεύουν το μισθό του. Αυτοί προστατεύουν το μισθό του. Μα ποια ακαδημία, Ρε και... Γιώργο, όταν κάνανε το τζαουσέσκο Ακαδημαϊκό στην, Α... στην Αθήνα. Μη βιάζεσαι. Συγγνώμη, δηλαδή. Δε, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν αντέδρασαν στην καταστροφή ούτε ιστορίας, ούτε γλώσσα, ούτε τίποτα στην Ελλάδα. Επέστα. Ε, Γιατί. Ε... Γιατί είναι μασόνοι. Ε... Αλλά. Όλοι. Όχι όλοι. Εκδικούν. Ήθελα να σε ρωτήσω πριν λοιπόν, μια και το ξανάφερε. Ναι. Και θα πάμε διάλειμμα να πάμε στην παρακάτω αυτή για το μακεδονικό, πρέπει να καταλήξουμε. Ό,τι φίλε. Ό,τι θέλεις. Όλοι, όταν λέμε η λέξη μασόνο ή κατά τον ελληνικότερων τέκτων ε. Είναι όλοι κακοί, α το πούμε, είναι όλοι στραβοί, ή είναι περιπτώσει και κομμάτια του παζλ αυτά. Άκουσε να λύσει. Δηλαδή, είναι όλοι αρνητικέ ιστορίε. Δεν νομίζω εγώ από τη γνώση που έχω. Εάν θέλει την αλήθεια, γυμνεί. Ναι, γυμνή Εγώ γνώρισα αρκετού από αυτού. Ναι. Και μάλιστα ο Γιώργανάς ο Γιωργαντάς, με κάλεσε τηλεφωνικά, έμενα τότε Θεσσαλονίκη, τώρα έχω 10-12 χρόνια Αθήνα. Λοιπόν, και μου λέει στρατηγέ, όταν κατέφυγα εδώ, δώσαμε ραντεβού στο Διτάνια την τάδε ημέρα, την τάδα η ώρα, εγώ πάω γρηγορότερα. Κάτισα στο τραπέζι, πώς θα γνωριστούμε, σε γνωρίζω εγώ. Λοιπόν, όπως έρχεται χαμογελώντα, λέω κατάλαβα αυτός, είναι, σηκώθηκα, έτσι, λέει το όνομά του τέκτον 32ο βαθμού. Απευθείας με τη σύσταση. Έτσι ακριβώς, είμαι ο τάδε που έχουμε ραντεβού, ναι. τέκτον 32ο βαθμού και ε, ε, ε, έχω προταθεί για 33ο βαθμό αν χειρέψει θέσεις. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, του λέω. Καθόμαστε. Του λέω: Γιατί μου έκανε αυτή την εισαγωγή. Ναι. Άκουσε μου, λέει στρατηγέ. Εγώ ξέρω με ποιον μιλάω. Ναι. Εάν δεν σου έλεγα ποιο είμαι, εσύ δεν θα ξέρει με ποιον θα σου μιλά. Μιλάς. Ναι. Και δεν ήθελα να σου δώσω την έννοια ότι θα σε κοροϊδέψω. Καλή εξήγηση αυτή. Τρομερό. Ναι, ναι, αλλά πόσο έζησε από τότε. Δεν ξέρω. Τρει μήνε. Τον φάγανε. Βγήκε και στι τηλεοράσει με τον Πισάνο. Ε, Ποιο ήταν Ή, αυτός, τον είπε. Ο, ο, ο Πισάνο. Όχι, το. Ο το... Ο Γιωργάντα. Ο ναι. Λοιπόν, ε, δικηγόρο. Κόστα, λε. Τον Κόστα, δικηγόρο. Ε, το ξέρω. Και έβγινε, όταν έβγαινε στι τηλεοράσει φορούσε ένα καπελάκι γιατί του είχαν βάλει καρκίνο. Το ξέρω, παιδί μου. Ήτανε... Και προστατευόταν. Μαθητή του είμαι εγώ. Α, μπράβο. Εμένε, μεράλυκα, Α, μπράβο. μπράβο. Να, λοιπόν. Ένας ο οποίος Έλληνα, σωστός, αλλά έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα. Έτσι, λοιπόν, και πολλούς άλλους που μασόνος. ξέρω εγώ. Ένας άλλος μασόνος 33 βαθμού. Με κάλεσε στο γραφείο του, διότι οι όσοι έχουν ακούσει παλιές μου εκπομπές θα καταλάβουν για πιο μιλάω. Mm. Αλλά τώρα δεν θα πω το όνομά του. Καλά κάνεις. Λοιπόν, ε, τον βάζανε για Πρωθυπουργό Μυστικής Κυβερνήσεως. Αμέσω μετά το 1974 που είχαν γίνει αναμαγεί κλπ. Και, και με ζήτησε εμένα να του δώσω προστασία να μην επαναστατήσει ο στρατό γιατί θα τον βάζοντα 18 μήνε προ την κυβέρνηση. Ναι. Λοιπόν, και εκεί γίναμε φίλοι, γνωριστήκαμε κλπ. Ναι. Ε, έκανε υπουργικό συμβούλιο, ξέρει ότι δεν κάνουν εκλογέ αν δεν έχουν ετοιμάσει η κυβέρνηση. Οι εκλογέ γίνονται για εμά. Για, μας, αυτοί Για να τελει... πάρουν την υπογραφή του λαού. Ακριβώ. Και να βάλουν την κυβέρνηση με την υπογραφή τη δική μα. Δίθεν με την ψήφο. Λέει, μα λοιπόν, ψηφίσατε. Και εκπαιδεύονται. Αφού μπήκα κι εγώ στην κυβέρνηση αυτή, στέλεχο, έκανε κυβερνητικό συμβούλιο. Μαζευτήκαμε όλοι. Είπαμε διάφορε προτάσει. Θα τι στείλουν λέει, αυτέ τώρα στο Λονδίνο να εγκριθούν. Ναι. Από τότε δεν ξαναέκανε υπουργικό συμβούλιο. Πέρασε ένα πέρασαν πέρασαν δύο. Ναι. Έτυχε να βρεθούμε δυο μα στο γραφείο. Δεν... Ο ήταν για αυτόν το όνομα του κατάσχευμα. Ναι. Δεν μου λε, Γιώργο μου, γιατί δεν ξανακάναμε υπουργικό συμβούλιο και καλεί έναν, έναν δυο δυο και δίνει οδηγίε. Ναι. Πικράθηκε, κατάπιε. Με συγχωρεί, στρατηγέ, θα σου πω την αλήθεια. Δεν μου ενέκριναν όλου του υπουργού. Τρει-τέσσερι μου άφησαν από αυτού που πρότεινα εγώ. Δεν είχαν Άιζο, ε. Και του άλλου έβγαλαν δικού του άλλου. Ε. Και αν κάνω υπουργικό συμβούλιο, θα φανεί αυτό. Και γι' αυτό δεν κάνω. Ποιο το έκανε αυτό, ε. Το Λονδίνο. Τότε πίστευα η κυβέρνηση του Λονδίνου. Τώρα όμω για να μάθουν οι Έλληνε, είναι το London City. Άλλο το City και Α... άλλο το Λονδίνο. Άν bravo. Και Άρα... άλλο η Αγγλία. Άρα ο, μου, ο Γιώργος, το αλλά δεν ήθελε να μου δώσει περισσότερες πληροφορίες να με βάλει. Με έβαλε όμως σε πολλές καλές θέσεις στη Μασονία. Και έμαθες πράγματα. Ναι. Γι' αυτό λέει ο Νίκος εδώ στρατηγία α, κάνεις κακές παρέες. Ναι, να προσέχεις. Αλλά αποτέλεσμα. <χεχε> α, α, απεκαλύφθη εκεί ότι είχε ελληνική ψυχή και όταν αναλάμβανε θα φρόντιζε να πάει καλά η Ελλάδα και έτσι δεν τον έβαλαν να και τον φάγανε και αυτόν παρακαλώ. Ναι είναι είναι αυτό που άκουσες. λέει το, πητίο, το Αχόρταγος που έρχεται. Τον φάγανε, πάει και αυτός. Και είχα και έναν τρίτον που μου φάγανε. 32 30ου δευτερό βαθμού. Ποιον είναι. Δεν θα, του α, πω, α, sorry, ναι, δεν θα, θα το πω. γιατί έχει Εντάξει. τα παιδιά του και δεν τα ξέρω αν θα πω, το δεχτούν. Τα μισθ, τα περιστατικό, έτσι δεν θέρω, το περιστατικό, έτσι όνομά του, ε, Ήταν ανώτατο ναι, ναι. οικονομικών. Αυτή την ερώτηση την έκανα επειδή ξέρω ότι δεν είναι, Όταν ακούμε τη λέξη μάσονό δεν είναι ότι Άντε πήραμε μια σβούρα και τέλος. Όχι, Υπάρχουν, υπάρχουν καλύ, άλλα πράγματα αλλά είναι, από πίσω Αλλά είναι λίγοι καλοί Έτσι πολύ Γι' αυτό ακριβώ έγω Τι είπα Να αλλάξουν όλοι και να πάρουν τη θέση του καλού Διότι αυτός που μένει πιστός Έχει μεν Ανεβαίνει γρηγορότερα στους αλλά βαθμούς Αλλά έχει κολλήσει πά, στο σύστημα Αλλά είναι κακό στην ψυχή. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτόν. Με τίποτα. Με ρωτάνε αν ξέρεις έναν Νικόλαο Λάο εδώ. Είναι αρχηγός των ε, ε, Στάσου, των Ιλουμεάτη. Εγώ σου είπα τη μισή ερώτηση, σε γουστάρω πάρα πολύ, γιατί <laughs> το έχει γράψει το ο φίλος, αλλά εγώ επειδή με έξυπνο άτομο... Και ήθελα να είμαι καθαρό. Να και δει αν ξέρω, ε! Όχι, δεν Με το κάλεσε. Όχι, πρόσχει, μην Με πάρει, κάλεσε. Όχι, πρόσεχε. Το... Με κάλεσε αυτό σε μένα. Περίμενε, εμένα. Ρε Γιώργο. Αλλά δεν πήγα δεν το έκανα για τεστ. <laughs> το έκανα επίτηδε <laughs> για ναι. να δω αν παίζει μπάλα το κοινό μαζί σου. <laughs> αυτό ήταν. Α, μάλιστα. Και το ναι. γράφει. Λέει. Είναι... Η πλήρης ερώτηση ναι. ήτανε Στρατηγέ τον Νικόλαο Λάο Τον πρώτο Λουμινά, τον ξέρεις Εγώ σου είπα το μισό και σου είπα το μισό <Λε> Το εγώ Πριν τέσσερα χρόνια με κάλεσε Κάπου για, για τα λοιπά Αλλά δεν πήγα. Με κάλεσε και δεύτερη φορά Δεν πήγαμε πάει μάφησε ναι. Δεν με ξαναενόχλησε Λοιπόν είναι νεαρός ε, τότε που με κάλεσε εμένα ήταν στην Αθήνα Αλλά νομίζω ζει στο εξωτερικό ναι. Είναι νερό. Τότε που με κάλεσε εμένα ήταν 38 ετών Η φιλοσοφική σου αντίληψη Περί του ατόμου ποια είναι Σαν είναι... άτομο πρέπει να είναι καλός Αλλά εφόσον είναι, έχει ανευτό ψηλά και είναι εκεί Εκτιλεί εντολές... Άλλον. Άριστα ναι. Διότι αν δεν εκτελέσει άριστα τι έντονε, θα σε σταματήσουν. Ρε παιδί μου, άμα σε προσλάβω εγώ στη δουλειά μου και δεν είσαι καλό, δεν θα σε απολύσω. Ε, ακριβώ. Ε, τόσο απλό είναι. Αυτό τόσο απλό δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δεν ναι. με ρωτά τι, τι άνθρωπο είναι. Λοιπόν, δεν μπορεί, είναι εκτελεστικό όργανο καλό. Ναι. Για να γίνει 38 ετών αρχηγό Ιλουμινάτη, σημαίνει είναι καλό εκτελεστικό όργανο. Μάλαμα. Μάλαμα. Λοιπόν, το Μάλαμα. ερώτημα είναι άλλο τώρα. Λέγε μου. Για να πάμε, γιατί κάνουμε χρόνο το ξεχνά. Ναι. Είπε ότι η αισιόδοξη πλευρά του πραγματος ναι. είναι ότι λόγω Τραμπ και άλλων καταστάσεων το πράγμα μετά από πάρα πολλά χρόνια που είναι στημένο πάει να αλλάξει. Αλλάγει, τώρα, και έχει αυτή θα... τη στιγμή είμαστε Και θα μπουν στην... οι ηθικέ δυνάμει μπροστά. Στι σκηνούμενε άμμοιου είμαστε. Ακριβώ. Γι' αυτό θέλει προσοχή ο κόσμο να προσέχει. Ακριβώς. Άρα, τι βλέπει τώρα αν έρχεται στα επόμενα 5-10-15 χρόνια. Γιατί αυτοί δεν δουλεύουν για αύριο, δουλεύουν. Όχι. Για το μέλλον. σου πω βλέπω στα... Ερχόμενα δύο χρόνια Άστα ναι. τα, τα 10-15 η, η ζωή θα κρυθεί Στα δύο ερχόμενα χρόνια Φέτο και άλλα δύο χρόνια Ό,τι έχει να γίνει θα γίνει Μας. Εάν κερδίσουν οι προοδευτικές δυνάμεις Κερδίσανε, αν χάσουν χάσανε Θα γίνει παγκοσμιοποίηση Θα μείνουν 500 εκατομμύρια Πάνω στη γη Και αυτοί κλωνοποιημένοι ζόμπι ναι. Και οι άλλοι όλοι θα εκτελεστούν Να διαλέξουν οι μασόνοι Να που Σκοτωθούν αυτοί πρώτα και μετά να δουν τα παιδιά τους σε καρα Να μην σκοτώσουν τα παιδιά τους και μετά σκοτώσουν λοιπόν, αυτούς Λοιπόν το παιχνίδι έχει οξυνθεί όντως Ναι Ποια είναι λοιπόν μέσα από τις πληροφορίες, τις που έχεις Η άποψη σου, ας είναι και βλακία mm. Θέλουμε να τα ακούσουμε Άκουσε να δεις, η άποψη μου είναι ότι ε, Το Μάιο διαλύεται τον Άτο Έχουμε δεν ξέρω τι έχουμε πέρα να τι ευρωεκλογές α, Διαλύονται, Διαλύεται τον ναι, το ΝΑΤΟ α, α, Το Μάιο Το Μάιο είπα συγκεκριμένα mm. Λοιπόν γι' αυτό βιάζονται αυτοί να βάλουν τα σκόπια Πριν διαλυθεί το ΝΑΤΟ Για να διαλυθούν και... όλοι μαζί μετά Όχι αλλά για να έχουν ηθικό αίρισμα να στηρίξουν γιατί φοβάται όλα αυτό το παιχνίδι των Σκοπίων. Ναι. Μια και το φέρα έγινε. Μην το διότι... ανέξει, πε πρώτα τη, τα προοπτικά θα ναι, διαλυθεί το ΝΑΤΟ και τι άλλο θα γίνει. Ο την ενισχύει τη Σερβία και φοβάται μη η Σερβία κατέβει για να πάρει το Κόσοβο και διαλύσει και το, τα Σκόπια. Εκείνο είναι όλο το παιχνίδι. Μια χαρά είναι. Ε, να πάμε να ε, ε, φάμε ε, ε, λοιπόν, και μελομακάρι. Η βάρου ναι. όλων μα είναι αυτό. Ναι. Και μετά θέλουν να το κατεβάσουν τα σύνορα στον όγειο. Να ναι. διαμελισουν την Ελλάδα. Για να κάνουν την παγκοσμιοποίηση. Αυτό είναι το βασικό παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο ερώτηση τώρα να πω για. Τι άλλο βλέπει μέσα στο προοπτικό, γιατί εσύ έβγαλες πριν μια αισιόδοξη αντίληψη στο πράγμα. Βεβαίω. Άρα, Άρα. Διαλυθεί, δεν διαλυθεί το ΝΑΤΟ, το κρατάμε στην άκρη. Όχι. Άμα διαλυθεί το ΝΑΤΟ, μένουν μερικά. Κράτη ελεύθερα, mm. διότι το ΝΑΤΟ είναι στρατός κατοχής της Ευρώπης. Σωστό. Α, λοιπόν, τι λες τώρα. Γι' αυτό είπε... Μιλάμε σοβαρά. Αυτό... Δηλαδή, με διάγυση του ΝΑΤΟ θα διηγηθεί και η Ευρώπη. Γι' αυτό είπε ο Τραμπ, παιδιά, δεν βάζετε όλοι στο κλαμπ να πληρώνετε, εγώ φεύγω και δεν πληρώνω κάτι τέτοιο α, είπε μπράβο. και το είχε, αθήσει, hey, το φέρνει. Το είχε λάσκα. Το ξέρω εγώ τι λέω, εγώ ξέρω τι λέω. Μα, Ευρώπη. Πάει αυτό... η Ευρώπη! Διαλύεται! Ωραίο και αυτό, Μ' αρέσει. Ναι. Εμένα προσωπικά. Ναι, μπράβο! Στο βιβλίο δε, το Αρισταρχείο που με ρώτησε, αν έχω που και δεν έχω, εκεί έχω γράψει πώ δημιουργήθηκε η Ευρώπη. Και η Ευρώπη είναι γράφο τσιφλίκι του Ρότσιλντ Όπω έχει ένα τσιφλίκι και το διοικεί εσύ και αλλάζει ό,τι θέλει, διοικεί ο Ρότσχιλντ την Ευρώπη. Ναι. Και όσοι μα, μα, μα μακούνε και δεν το πιστεύουν, Ας μου πούν σε ποια μεγάλη χώρα της Ευρώπης δεν είναι Εβραίος αρχηγός Σε ποια το... το Εβραίος πως το γράφει ορθογραφικά Άστο το πως το γράφω <laughs> Δεν είναι Ιουδαίος Δεν είναι Ιουδαίος Πρωθυπουργός Στη Γερμανία Στη Γαλλία Στην Αγγλία Που Κι όμως εδώ οι φίλοι λένε τώρα Ότι Επειδή όλα αυτά μας έχουν χτιστεί και okay, δεν πιστεύω ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Λέει Είναι δυνατόν λένε εδώ να διαλυθεί το ΝΑΤΟ Εδώ διαλύθηκε η κουλαβία στην βράδυ. Εγώ ε, ε, ε, ε, ε, λέμε... κύριε έβαλα και μήνα. Δεν είπα στα κουτρού. Στο μέλλον. Στο, στο μέλλον, είπα στο Μάιο. Δεν είπα στα κουτρού. Άρα σημαίνει ότι έχω κάποια πληροφορία. Α. Μετά αυτή τη στιγμή αν δεν ξέρουν. Ο Τραμπ στην Αμερική έχει μερικέ δεκάδε φυλακίσει από του παλιού. Ναι. Και επειδή κινείται δύσκολα η, η δικαστική υπηρεσία εκεί και επειδή η δικαστική ήταν διορισμένη από το προηγούμενο καθεστώς δεν είναι εύκολα να κινηθεί και να συλλάβει πολλούς. Λες για το Μπάμια. Ναι, λέω για την Αμερική. Ναι, το προηγούμενο καθεστώς ήταν ο μπάμια. Α, μπράβο. Ο Γεω... Μπάμιας. Ναι, οπότε, οπότε μέχρι τέλος του έτου υπολογίζομαι ότι στην Αμερική θα έχουν συλληφθεί όλοι οι παλιοί εγκληματίοι Όταν λες εγκληματίοι τι εννοείς τώρα Α, γιατί ας, οι παλαιοί ας. του Λευταίρου Παγκοσμίου Πολέμου έχουν πάει 150 Ενώ Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ αυτούς που εγκληματούν και εκμεταλλεύονται εγκληματικά την ανθρωπότητα Α. Αυτούς εννοώ θα είναι πολλοί από αυτού φυλακοί και στην Ελλάδα πολλοί διότι έχουν. Ναι, Εντάλματα συλλήψεω και για τρει-τέσσερι πολιτικού τη Ελλάδο. Τα ακούμε αυτά τελευταία, αλλά δεν το πετάνε το χαρτάκι με το όνομα μπροστά ακόμα. Άστο! Υπάρχουν και τα ονόματα, αλλά. Το σκονάκι Άστω. δεν το έχουν βγάλει. Άστο! Θα βγει και αυτό. Οπότε γι' αυτό άρχισαν αυτοί και θορυβούνται και κοιτάνε να τα περάσουν γρήγορα γρήγορα το μακεδονικό και τα άλλα. Δεν μου λε, έχει βγει ο φίλο ο Τράγκα και κάτι άλλοι που βλέπω σε κάτι ναι. μπλοκ. Και λένε ότι ο Φερόμενος ως Πρωθυπουργός είχε πάει κρυφίως στο... στις Μαλβίδες. Στις Μαλδίβες. Ναι. Να κάνει τα μπάνια του, ναι. χωρίς ραβάτα γιατί είναι αριστερός, ναι. με 4.000 την ημέρα κόστος και τώρα ετοιμάζουν να του πετάξουν το χαρτάκι αυτό στον αέρα Προ το παρόν, και τα λοιπά, και τρέμει το φιλοκάδι του, και ο ένας απειλεί τον άλλον. Λέει, Πού έχουμε φτάσει τώρα, Είναι πολιτική η κατάσταση α, αστα, αυτή. Αυτοί έχουν κάνει τρομερά έγκληματα. Μην συζητά τώρα, και τρομερές φατάλες και τρομερά κλεψέ. Άστα. Λοιπόν, σιγά σιγά αλλάζει η Ότι αλλάζει το παιχνίδι είναι η όνομα. Αλλάζει το παιχνίδι, σκώστε το κεφάλι ψηλά, κοιτάτε μπροστά το μέλλον ε, με θάρρο. Και μεγάλη ελπίδα. Εγώ δεν έχω την πληροφόρηση που έχει εσύ εξπακούει τώρα. Ναι, γι' αυτό μου, τα λέω, αλλά δεν μπορώ. Ορισμένα. Αλλά την αισιοδοξία που βγάζει μέσα από αυτά που γνωρίζει ή λε, ναι. όσο σου επιτρέπετε, μου αρέσει διότι δεν είναι ότι το κάνει επίτηδε να πει κάτσε τώρα. Μα ακούνε 100 άτομα που λέει ο λόγο. 1000 δεν ναι. έχει να κάνει να του πούμε αισιόδοξα πράγματα. Α. Εσύ είσαι ρεαλιστή. Ρεαλιστικά, καθαρά. Πριν έλεγε στα μαύρα, τώρα λε στα άσπρα. Τελείωσε. Καθαρά. Άρα το έργο το βλέπει να εξελίσσεται προ αυτή την κατεύθυνση. Προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί και ο Πούτιν ακόμα, Αν θα ξέρετε, δήλωσε ότι δεν θα αναγνωρίσει τα Σκόπια. Ναι, αυτό το έχω ακούσει και εγώ. Ναι, ναι, θα πατήσει βέτο. Δεν θα... Δηλαδή, άδικα παιδευτήκανε. Δεν θα γίνει τίποτα. Αν θα φτάσουμε στο θέμα αυτό, θα σα αναπτύξω. Μετά. Μετά ναι. Γιατί έχω ακούσει και διάφορου ε, διεθνολόγου ουδέτερους στο να βγάλουν πολιτικό χρώμα Δήθεν. και να νομίζει κανείς ότι είναι από εδώ ή από εδώ ναι. και λένε ότι τα Σκόπια θα διαλυθούν εντός ΝΑΤΟ. Θα διαλυθεί, δεν είναι κράτος τα Σκόπια. Μα, Ας... Ναι, αλλά εμείς είμαστε τόσο μαλάκες, ένα κράτος που δεν είναι κράτος πάμε να του δώσουμε εμείς κρατική οντότητα Δηλαδή, πόσο μαλάκια είμαστε. Θα σου αποδείξω πόσο μαλάκια και πόσο δούλοι είναι οι Έλληνε. Όχι οι ηγέτε, όχι η η ο λαό. Ο λαό το εξεδήλωσε αυτό. Το... Ναι, αλλά βγαίνει τώρα ο Μπούλη. Ναι. Τον είπε έτσι ο Πρωθυπουργό. Ναι. Όχι, δεν το πω Μπούλη, συγγνώμη. Αυτό που τον είπε τον Μπούλη Μπούλη. Ναι. Βγήκε και είπε το 80% του ελληνικού λαού που αντιδρά είναι εξτρεμιστέ. Και ακροδεξίοι κλπ Λέντε είμαστε <στονίκαι> ακροδεξίοι επειδή είμαι θα πατριώτε Ά, Πρέπει α, να του α, πούμε α, Με α, την υπογραφή α, μας Πούλα που α, έλεγε α, και το σποτάκι κα, Πούλα πούλα ποιου Κάτι κά, που να ξέρεις Και να μην εκπλήσεσαι Είναι ότι οι Ισιόνιστε Σχεδιάζουν να πετύχουν κάτι Ναι Τρομερό για να το πετύχουν αυτό Αφού είναι τρομερό και κακό για ένα έθνος ή για μια, ένα κομμάτι της ανθρωπότητας, ναι. θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν και ψέμα, για να δείξουν ότι αυτό είναι ορθό που πάνε να κάνουν. Ναι. Αυτό το στήριζουν σε ψέμα. λένε όσο ψέμα χρειαστεί και ό,τι αν χρειαστεί, χωρίς συστολή και χωρίς να αφήνουν περιθώρια να σκεφτείς ότι μπορεί να μην είναι ψέμα. Ναι. Ε, Στο έχει στήσει Και... τόσο καλά, δηλαδή που είναι αλήθεια. Ακριβώ, το παρουσιάζει 100% αλήθεια. Να. Και έτσι μην με παρασύρεστε με αυτά. Να προσέχετε. Ναι, να τα λε αυτά, γιατί εγώ μπορεί ναι. να ξέρω πέντε πράγματα εσύ. Ναι, ναι, το λέω έχει, να τα ακούει ο κόσμο. Δεν έχει κατασταλάξει ναι. πώ παίζεται η μπάλα όχι όχι. Όχι, όχι. όχι, ότι άλλοι ξέρουν, άλλοι οσμίζονται. Έτσι. Ναι. Άλλοι δεν το έχουν υπάρχει αμπάρι, άλλοι ρωτάνε. Δηλαδή, α πούμε, πρώτα με μένα τι θέλεις να στα αποκαλύψουμε τη ρίζα. Εγώ θέλω Απορίζα. Να θα πάμε όμως τώρα ε, θα μας αναλύσει λίγο τη νέα ε, ε, κατάσταση που έρχεται μέχρι Ήδε το 24. Σας σιγά σιγά αναλύεται, φεύγει. Ναι. Θα, θα, θα έχουν ήδη ετοιμαστεί οι εντάλματα συγλήψεως των εγκληματιών του παρελθόντος Ωραίο. και άρχισαν ήδη να συλλαμβάνουν ορισμένου. Ναι. Το δε Κουαντανάμο, όπω το λένε εκείνο το σχηρό στρατόπεδο. Τον Κουαντάναμο. Ναι, στην αυτό. Ναι. Πώ το λε εκεί στην Κούβα, ο, ο Τραμπ το έχει κάνει τετραπλάσιο σε χωρητικότητα. Μα έχουμε και εμεί τόσα νησιά, γιατί δεν κάνουν και ένα εδώ. Ε, άλλο θέλει ειδικέ κατασκευέ και λοιπά. Έχει, μερικά έχει έτοιμε από παλιά. Ε, ναι, αλλά εκεί είναι κοντά, εδώ είναι μακριά. να έρθει από την Αμερική να το κάνει εδώ. Ω, θα το κάνουν οι από εδώ για του εδώ. Α, εδώ έρθει η ώρα μα και τα βρίσκουμε αυτά, τα αυτά Είναι εύκολο αυτό Λοιπόν, για να τετραπλασιάσει τα κοιλιά των φυλακών εκεί στο στρατόπεδο αυτό σκέψου πόσους έχει βάλει για να συλλάβει ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θα γίνει μέσα σε ένα, δύο, το πολύ τρία χρόνια θα έχουν τελειώσει Άρα πρέπει να πάω να πάρω πλάσμα πενιντάρα Να ράξω στο καναπέ Γιώργα μου ναι. να, να κάνω μια πίπα να, ξύλι, να. ξύλινη πάντα ναι. Και επειδή δεν θα πλήττω να απολαμβάνω αυτά που θα βλέπω Θα τα δεις, θα γίνουν όλα λοιπόν, Θα αλλάξει η κατάσταση, αλλάζει Το πιστεύω αλλάζει. Γι' αυτό και να και ξέρεις ο, και, ο, και ο Πούτιν με τον Τράμπ τα έχουν βρει Αδέρφια Είναι αδέρφια αυτή είναι η αισιόδοξη πλευρά του νομίζματο. Αυτό, αυτό είναι η ελπίδα τη ανθρωπότητα. Πόντω. Και αλά, γι' αυτό αλά. δεν του παίζουν τα γυφτοκάναλα εδώ. Δεν είναι καλή για, για μα. Είναι κακή αυτή. Είναι κακή αυτή. Και καλή είναι αυτή που μα έχουν βάλει μπράβο, το δάχτυλο μέχρι το λαιμό. Μπράβο! Ωραία. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν. Άρα, καλώ είχα βάλει το κομμάτι που έχω βάλει εδώ, για ποιον χτυπάει καμπάντα αγαπη φίλη. Στον albedo14.com Και στου άγνωσους επισκέπτες πάντα Με το διτανο τεράστιο εδώ Τον Αϊθαλή Το στρατηγό, τον Γιώργο, τον Αϊφαντή Που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει να λέει αυτά που θέλει <Το> Για σηκωθείτε όρθιοι να κάνουμε προσευχές Εδώ είμαστε αγαπητοί φίλοι, πάντα αλμπετοδεκατέσταρα.com. Άγνωστοι επισκέπτε, στον μοναδικό σταθμό στον πλανήτη, εκτό άλλων έναν, που υπάρχει στην Καλιφόρνια και ασχολείται με τέτοια θέματα. Και απ' την άλλη, ροκάρουμε. Και όλα ξέρετε, έχουμε και κάτι κακέ συνήθειε. Εμεί, εδώ μα κάνει την τιμή σήμερα να είναι, είχε να έχει καιρό ο στρατηγό, ο γνωστό σε όλου και αγαπητό Γεώργιο Αϊφάντη, πηγή πληροφόρηση. Και γι' αυτό θα τον εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια όσο μπορούμε σήμερα και όσο αυτός δυνατή να λέει, ε, να ενημερωθούμε όσο περισσότερο γίνεται. Η ε, μέρα είναι χαλεπέ και περίεργε, διότι ταξιδεύουμε εις εκλογάς, που δεν ξέρουμε τι θα βγάλει η, η κάλπη. Απ' την άλλη η Ευρώπη θα αλλάξει. Ανεβαίνουν άλλα πράγματα από το Μάιο και μετά. Μην ακούτε την παραμύθα, όλοι είναι ε, του στήματος. Έβλεπα και το ΜΑΚΟ. Και ξέρεις όταν βλέπω το μακρόν Γιώργο μου Παίρνω, παίρνω, παίρνω μια χαρά Που είμαρες ωραίο παιδί Ωραίο παιδί ε, ναι. Ναι, ε, ε, ε Για παιδί. Αλλά δεν είναι επί μακρόν αυτός ναι. Λοιπόν άκου τώρα Έχουν έρθει δύο ερώτης Η μία Ακού. είναι η εξής ε, Μάλλον να δω Ναι θα πούμε και τις δύο Θα τις αναπτύξω όπω θες και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα Από ένα φίλο Δεν λέω το όνομα γιατί την έστειλε στο πριβέ ναι. Λέει είναι από τη Θεσσαλονίκη. Η παγκοσμιοποίηση, γράφει, ολοκληρώθηκε επί Φιλίππου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οτιδήποτε άλλο από τότε, ως ολοκλήρωση, διευκρινίστε. Αυ... Ό,τι άλλο έχει γίνει, ακριβώς. που το λέμε παγκοσμιοποίηση, ακριβώς. τι ακριβώς είναι αυτό. Αυτό το σύνθημα Μάλιστα. είναι του κατεστημένου. Από τότε, όχι, ή το τώρα, ρίξανε τώρα προσφάτως το βάλαν, Αυτό τώρα το βάλαν Τώρα εδώ και τέσσερα χρόνια Περίπου τρία χρόνια ναι. Το κατεστημένο Για να παραπλανήσουν τους λαούς Και να τους δείξουν ότι αυτοί δεν κάνουν κάτι καινούργιο Αλλά συνεχίζουν Το, έργο, εις, το έργο του μεγάλου Αλεξάνδρου Τον οποίο πάντα το βγάλουν και αδελφοί Και ξέρω τα, εγώ, τα, εγώ Τα πάντα, ναι. τα πάντα. Λοιπόν <coughs> άκουσε Ποια είναι η αλήθεια Η αλήθεια είναι ότι στηρίζουν τις γνώμες αυτές σε ένα λόγο που έβγανε ο Αλέξανδρος στην πόλη Όπικ που είναι στη Μέση Ανατολή κοντά στο Τίγρητα ποταμό ναι. λοιπόν και μίλησε προς τους άντρε του τους Μακεδόνες τους Μακεδόνες πολεμιστάς. το στρατό του δικό του. το στρατό του δικό του. γιατί ήταν κουρασμένος μετά από τόσα χρόνια Ήθελε να τους ε, βασικά ενδικιολογήθηκε γιατί έφτασε μέχρι εκεί και γιατί τα κάνανε αυτά όλα ναι. και ότι ήταν για το καλό Τις ανθρωπότητος και της Μακεδονίας και ναι. της Αλλάδος. Ναι. λοιπόν και το πήραν και το μετέτρεψαν αυτοί ότι το έκανε μπροστά σε 9.000 ανθρώπους και τα λοιπά της ναι. Ανατολής και ναι. της Ασίας ναι. και μίλησε για παγκοσμιοποίηση ο Αλέξανδρος. Δηλαδή κατέστρεψαν τον οραότατο λόγο του Αλεξάνδρου. Ναι. Στο βιβλίο μου το «Εμπεγμός» ναι. Θα βρείτε Έλληνε τον πραγματικό λόγο του Αλεξάνδρου. Γι' αυτό γράφει εδώ ένα φίλο, λέει αυτό ο λόγο που έχουν διαδώσει. Ναι. Ο λόγο εννοώ αυτό που είπε ο Αλέξανδρος Ναι. Δεν υφίσταται, λέει. Είναι μια μπουρδα. Μπουρδα το λέω εγώ. Ναι. Δεν υφίσταται, υφίσταται, κύριοι Όποιο ψάξει τον βρίσκει. Εγώ τον βρήκα. Αλλά δεν είναι αυτό. Αυτός που λένε οι παγκοσμιοποιητέ. Μπράβο. Είναι το... προ του άντρε, του πολεμιστέ του. Τους Μακεδόνες Έτσι. να τους εμψυχώσει Να συνεχίσουν να είναι Πιθαργημένοι Σωστό γιατί ένα ναι, σούπερ ναι, μάρκετ Και τον, τον διέστρεψαν πλήρως Ένα σούπερ μάρκετ γνωστό από το ναι. όνομα, ε, Μαζί με τη τσαντούλα που έπαιρνε στο μπάγκο Όταν πήγε να κάνει το ταμείο Σου πέταγε μέσα και ένα φιλάδιο Α5 Το το λόγο του, του μεγάλου Αλεξάνδρου εκεί. Τον παραποιημένο. Το παραπιμένο. Το ναι. παραποιημένο. Μπράβο. Όχι το πραγματικό. Κάκω λέω τώρα, δεν το ξέρω, αν το ξέρω Πραγματικό φίλοι. μόνο στο δικό μου βιβλίο θα τον βρείτε. Σε σούπερ μάρκετ. Και μάλιστα στη γλώσσα εκείνη Όχι στα, στη σημερινή, όχι μεταφρασμένο. Στο πρωτότυπο. Στο πρωτότυπο. Λοιπόν, ε, λοιπόν. δεν πρέπει να πέφτουν θύματα οι Έλληνε. Και να πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος έκανε παγκοσμιοποίηση όπως τη θέλουν οι σημερινοί Και πρέπει να ντρέπεστε όσοι το χρησιμοποιείτε αυτό Διότι ο Αλέξανδρος όταν καταλάβανε ένα βασίλειο Έπαιρνε το βασιλιά του, παρουσίασε μπροστά στο λαό του Και έλεγε εσύ είσαι βασιλιάς από εδώ και πέρα Μόνο που θα έχεις ω ανώτερο άρχοντα τον ελληνισμό ναι. Τίποτα άλλο ναι. Και έβαζε ξανά του ίδιου βασιλιάδες στα βασιλιά του. Τροπή του! Ενώ οι τούτοι θέλουν να καταστρέψουν τα πάντα και να βάζουν άλλους. Και να ανημόρουν αυτοί. Εγώ έχω παρευρεθεί σε συνέδρια όπου ναι. παρίστανται ακαδημαϊκοί από τα κράτη Παύλα που κατεκτήθηκαν από τον Αλεξάνδρο τρό... και βγάλανε λόγο υπέρ του Αλεξάνδρου, υπέρ του Αλεξάνδρου. ότι τους απελευθέρωσε. Α, ότι τους απελευθέρωσε από τους βασανιστάς άρχοντάς τους. Ναι, διπλωμάτες ναι. Στην Ελλάδα καταγωγή από τα κράτη που η... πήγε. Και βλέπουμε ότι μέχρι σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό μήκο ο είναι όλο ο τσαμπουκά. Ακόμα. Η... Οι Αφγανιστάν, στη... Ιράκ, αυτά παστούν, καλά. Συγγνώμη, ακριβώ σε... οι παστούν και λοιπά στην Ασία είναι υπερήφανοι διότι λέει: Είμαστε οι απόγονοι του Αλεξάνδρου. Οι στρατιώτες του παντρεύτηκαν ωραίε κοπέλε από τη φυλή μα και γυνηθήκαμε εμεί. Και το έχουν και, για καμάρι τους Και ρωτάει δεν ένωσε τον τότε το γνωστό κόσμο Αλέξανδρος δηλαδή Ρωτάει φίλος Ο, ο Ένωσε τον τότε το γνωστό κόσμο Με ισοτιμία και σεβασμό στα κράτη και τις εκκλησίες τους Δεν κατήργησε καμία θρησκεία για να επιβάλει την ελληνική Και δεν επέβαλε καθόλου φόρους και υποχρεώσεις των κρατών προς αυτόν Προς το δυνάστη πούμε. α πούμε και... Αν μπράβο Άλλο ε. εκείνο, τέτοια παγκοσμιοποίηση Είναι εκείνη που διδάσκει τώρα Ο Τραμπ Έθνη ελεύθερα ε, ναι. Έθνη ελεύθερα. Και τι συνεργασία θα κάνουν ε. Μεταξύ τους είναι άλλο θέμα Άλλο να κάνουν συνεργασία λοιπόν, άλλο, okay. άλλο, άλλο να κάνουν συνεργασία και συμμαχία Μεταξύ τους Και άλλο να είναι υποδουλή Και να ορίζει ένας τον αρχηγό του. Κάτι υπενήσεσαι τώρα. Είσαι συνωμοσιολόγο, εσύ το άτομο, σε καταγγέλλω. Κάτι υπενήσεσαι τώρα. Α, λοιπόν, ο φίλο μου Τάσο εδώ, καλησπέρα τάσου, λέει η παγκοσμιοποίηση ναι. και η νέα τάξη πραγμάτων. Ναι. Σαν όροι, είναι κλεμμένη από τα ορφικά κειμένα που αναφέρονται στη δημιουργία του σύμπαντο. Λέει ο φίλο μου Τάσο. Άλλο. Όχι στον Αλέξανδρο. Όχι για τα ορφικά. Πάει, πάει πιο πίσω ακόμα. Ναι. Λοιπόν, μία άλλη. Ενδιαφέρουσα άποψη που θέλω να ακούσω. Όχι, ακούσουμε. να απαντήσουμε αυτόν. Παρακαλώ. Για διάβαστο πάλι, να τα ακούσουν οι άνθρωποι. Ότι η λέξη παγκοσμιοποίηση ναι. για τον άνθρωπο ναι. αναφέρεται πάρα πολύ παλιά, ακόμα και στα ορφικά κείμενα. Στα αυτό. ορφικά κείμενα. Ναι. Ψεύδεται. Γιατί, αυτό Γιατί δεν αναφέρεται, ναι. δεν τα έχει διαβάσει. Το... Δεν τα έχει διαβάσει. Είναι σαν του κομμουνιστέ. Αν βρεθεί σε μια παρέα και όταν ναι. μιλά και τα λοιπά λες, Όχι, αυτό είναι έτσι, το είπε και ο μου, δεν το λέει κακό προαιρετικά γιατί το ξέρω. Διευκρίνησε το εσύ. Ωραία, διευκρινίζω ναι. ότι αυτοί που του το είπαν και αυτό. Κακόπιστο τα... εδώ δεν έχουμε να ξέρεις Άκουσε να δει. Αυτοί που του το είπαν αυτό και αυτοί που το παρουσίασαν ψεύδονται. Άρα δώσε τη λύση. Ναι, δίνω τη λύση. Δεν, είναι. δεν υπάρχουν κείμενα πραγματικά από τότε. Μιλάει για τα ορφικά Έτσι Ορφικά Τα ορφικά. ξέρεις τα ορφικά Δεν μου λε, μπορεί να μας πει ο ορφέας πότι έζησε Να μας πει η Αφού εκ, λέει πότι εκ, έζησε Η εκτίμηση που νομίζουμε όλοι Όχι εσύ αυτός να μας πει πότι έζησε αν μπορεί Α, Ωραία Άμα το γράψεις το πω να, να, να μας γράψεις πότι έζησε ο ορφέας Για να δούμε αν υπάρχουν από τότε κείμενα Εντάξει το παρακάμπτουμε μέσα να το ξαναεπαναφέρουμε. παρουσιάζουν το ό,τι παρουσιάζουν, παρουσιάζον, όπω είναι αυτοί οι οποίοι μιλάνε με του διαστημάντρου. Σου επα... ε, Το ίδιο είναι και αυτό. Βρήκαν ορφικά κείμενα, δεν υπάρχουν πουθενά. δεν υπάρχουν ορφικά. ορφικά κείμενα, Μωρέ. Ορφικά κείμενα, πραγματικά δεν υπάρχουν πουθενά. Τι είναι να... τα ορφικά, από πότε τα μάθαμε. Από του αρχαίου Έλληνε που τα αναφέρουν, αλλά στα δικά του κείμενα. Όχι ότι έχουν ορφικά. Ότι στα δικά του κείμενα έχουν πάρει τις πιο παλιές πηγές Αν μπράβο Από την παράδοση και τις πηγές που είχαν εκείνη, Γράφουν ότι ο Ορφέας και τα λοιπά και τα λοιπά είπε αυτά ναι. Ο Ορφέας όμως χαρτί του Ορφέα Κείμενο ο... του Ορφέα δεν υπάρχει Βεγονός ε, Αλλά υπάρχει. αναφέρεται ότι αναφέρεται Άρα, με αρφαγιώτα... δεν τα ορφικά. Εκείνοι που γράψαν για, για τα ορφικά. Α... Άσε με. Εποχές προ ε... Άσε με. Παρακαλώ. Ε... Αυτοί για να είναι αληθή. Αμα ήθελαν να πούν ότι. Αυτοί που πρωτοέγραψαν για τον Ορφέα έχουν γράψει αυτά. Ναι. Εκείνοι, όχι ο Ορφέας Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα τι ναι, ναι, εννοείται. Κατάλαβε τι εννοείται. Ορφαία όχι. Ωραία. Δεν ε, κολλάμε εκεί τώρα. Ά, άλλο. Παρακαλώ. Ε, μισό λεπτό να πάω στο άλλο. Α, εδώ. Ένα άλλο φίλο. Ναι. Λέει να μας πεις την άποψη σου Και τι βλέπεις Γιατί έχεις ένα μάτι που βλέπει και λίγο πιο ναι, πέρα λέγε, Από την κουρτίνα ναι. ναι. ε, Για τη στρατιωτική συμμαχία Εγώ προσθέτω δική ναι, αυτή, ναι, ναι. Και όχι μόνο προσθέτω εγώ συμμαχία. Και όχι μόνο προσθέτω εγώ Ισραήλ Ελλάδος Κύπρου Και κατ' επέκταση και Αιγύπτου Γιατί εκεί θέλει να το πάει Μάλιστα μια και Εάν, εάν γίνει τώρα Μία τέτοια συμμαχία θα είναι ωφέλιμος. Εάν γινόταν πριν πέντε χρόνια θα ήταν καταστρεπτική. Αν γινότανε... Πριν πέντε χρόνια θα ήταν καταστρεπτική. Αυτή η συνεργασία. Σήμερα θα είναι ωφέλιμος. Τι άλλαξε στα πέντε χρόνια αυτά. Αυτό να δούμε γιατί στηρίζω Α, σε αυτή την άποψη. Που τα στηρίζω να, γνώμη να. αυτή για να, να, να. να ξέρουν οι κύριοι. Να, να, να. Πριν πέντε χρόνια το Ισραήλ το διοικούσε ο Rothschild. και είναι σε εχθρός του ελληνισμού Θέλει καταστροφή του ελληνισμού ναι. Άρα αν κάναμε Συμμαχία Ισραήλ, Ποιος θα διοικούσε τη συμμαχία Και ρωτώ Αυτό τον κύριο και σένα. Έχουμε, έχουμε την Το ΝΑΤΟ ναι. Είναι όλα τα κράτη ίσα ή ένα κράτος Διοικεί το ΝΑΤΟ Στην ουσία και την Ευρώπη ολόκληρη. Ένα κράτο διοικεί το ΝΑΤΟ. Έχουμε την Ευρώπη. Είναι τα κράτη όλα ίσα ή Ο. ένα κράτο διοικεί την Ευρώπη. Ένα. ένα. Ναι. Αν είχαμε τη, τη, τη συμμαχία Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, θα ήταν όλα ίσα ή ένα θα διοικούσε τα άλλα. Πάλι ένα. Ένα. Και ποιο θα ήταν αυτό. Ε, Κάτσε να δω. Εδώ παπά εκεί παπά. Όχι. Και... Ποιο θα ήταν. Το... Είναι Εβραίο γνωστό από Γιώργο μου. Ασφαλώ οι Εβραίοι θα δικούσαν. Ναι. Διότι είχαν πίσω του το Ρόσλιντ. Ναι. Άρα λοιπόν ήταν καταστροφή για την Ελλάδα πλήρη. Ναι. Θα ήταν ω κατακτητέ επίσημη τη Ελλάδο κύριοι οι Εβραίοι, εάν κάναμε τη συμμαχία αυτή πριν πέντε χρόνια. Δηλαδή δεν μα ήταν όλα τα άλλα, θα το είχαμε και με υπογραφή. Θα το είχαμε και με υπογραφή, δούλη. Με υπογραφή. Άρα... Τώρα όμω γιατί άλλαξε. Α, αυτό, για πήγαινε. Τώρα όμω άλλαξε το Ισραήλ σαν κράτο και πήγε με τον Τραμπ. Και επομένω ο Τραμπ είναι υπέρ των εθνικών κρατών. Και άρα δεν θα το βάλει στο σβέρκο μα σαν κατακτητά. Είναι μέσα στο πλάνο το νέο. Των νέων ίσων κρατών. Ναι. Αυτό. Ναι. Άρα έτσι το πάμε. Δηλαδή πρέπει να είμαστε τελείω ρεαλιστέ κατά η εποχή. Αυτό είναι Γι' αυτό, γι αυτό, γι αυτό ναι. εκείνος που το είπε πριν πέντε χρόνια τη συμμαχή αυτή, εγώ επίσημα τον κατέκρινα. Ναι. Και είπα κύριοι αυτό είναι δουλοπρέπεια για την Ελλάδα. Πλήρης. Εάν κάναμε τη συμμαχία και πράγματι Αν την κάναμε τότε θα ήμασταν δούλοι Σκέτη, ναι. σκέτη δούλοι επίσημα ναι, ναι. Επίσημα δούλοι Ε τώρα είμαστε παραδούλοι Όχι τώρα μπορεί να έχουμε λόγο Και εμείς και να έχουμε προσωπικότητα Στη συμμαχία γιατί ναι. Διότι είπαμε θα είναι ελεύθερα Αλλιώς το πράτη, έργο ίσα, ναι. Ίσα ναι. Τα Ο φίλος μου από την Κέρκυρα Μάλιστα Από το Κοντόκαλί Λέει ο Ρότσιλτ, αυτό είναι γνωστό σε πολλούς Έχει αγοράσει τη Μισή Κέρκυρα Το κτήμα Μέρλιν που έχει και ονομασία Τα πορτοκάλια τα... Είναι δικό του μην... Μην... Α, Γιατί λέει ψωνίζει από εδώ Αφού δεν μας συμπαθεί Δηλαδή αγοράζει κοπεδάκια να ναι, Άκουσε Λοιπόν, διότι θέλει να έχει βάση Στην Ελλάδα γιατί θέλει Να καταστρέψει τον ελληνισμό ε, Και τώρα θα πω Μια απόκριφη Τη ιστορία του περασμένου πολέμου. Ωραία, έρχονται ερωτήσεις σε οριδόν θα σου λέω εντάξει. Πρώτα, να μου λες ό,τι θέλεις. Ωραία, τώρα. ολοκλήρωση. Όταν έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και όταν τα ελληνικά στρατεύματα απελευθέρωσαν τα Γιάννενα τότε ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος επειδή ήταν και αρχιστράτηγος του ελληνικού στρατού προχώρησε να ελευθερώσει τη Βόρειο Ήπειρο Και πήγαινε κατευθείαν για την Αυλώνα Ο Ρώτσιλν Ο τότε Ζων πάτερ φαμίλια Ρώτσιλν Ήταν στην Κέρκυρα Στη Σινόπη Η περιοχή που έχει αγοράσει Ήταν η αρχαία πόλη Σινόπη Τόσο ωραία έχουμε Είμαι μελετημένος κύριε Να σου πω και πως λέγεται παλιά Στην αρχαία εποχή Ήταν η Σινόπη Λοιπόν και αγόρασε την περιοχή αυτή τότε. Αν ήσουν αμελέτητο, Γιώργο μου, δεν σε φέρναμε <laughs> εδώ. Επειδή είσαι μελετημένο, σε <laughs> αγοράκι, μου έλα, έλα, έλα. και παρακολουθούσε τα κιάλια την πρόοδο των ελληνικών στρατευμάτων στην παραγειακή ε, ε, βόρειο <laughs> ναι Παγίου ναι, ναι. 40 προ τα πάνω. Μα ακολουθώντα Βή... πα απέναντί. Άκου τώρα η ιστορία να μάθετε Έλληνε που δεν σα την έχει πει κανένα. Την έχω γράψει στο πρώτο τελευταίο στο μου βιβλίο. Λοιπόν δίνει αντολή στον Πρωθυπουργό τη το Βενιζέλο το Λευτέρι ναι. να σταματήσει η προέλαση του ελληνικού στρατού προς την Βόρειο Ήπειρο ναι. Τηλεγράφημα ο Βενιζέλος στον Κωνσταντίνο να σταματήσει δεν σταματάει ναι. Την άλλη μέρα ξανά δεύτερο τηλεγράφημα ξανά δεύτερο τηλεγράφημα ο Βενιζέλος δεν σταματάει Την άλλη μέρα δολοφόνησαν τον Βασιλέα Γεώργιο στην Θεσσαλονίκη Με τη Μαϊμό όχι ο Αλέξανδρος είναι αυτό Άστε τα αυτά τα αυτά. Ναι, ναι. αυτά είναι παραμύθια για να καλύψουμε Σου λέω τι εφηγράφει αυτό οι, οι κατακτητές του κόσμου Όταν θέλουν να κάνουν ένα έγκλημα Πρώτα μετράνε σε ποιον θα το φορτώσουν Και μετά το κάνουν ναι, λοιπόν, Πρώτα έχουν βρει τον ενόχο Ναι και μετά κάνουν το έγκλημα Και λένε Νάτο, Μπράβο Λοιπόν δολοφόγησαν το Βασιλέα Γεώργιο και αμέσω ο Κωνσταντίνο γύρισε στην Αθήνα για να ορκιστεί βασιλιά. Και σταμάτησε η προέλαση προσαυλών. Ναι, σου λέει πρέπει να γυρίσει να πάρει το στέμμα. Α, μπράβο, δεν μπορούσε να μην γυρίσει να ορκιστεί και για βασιλιάς. Και δεν φαίνεται η πουστια από πίσω. Α, όχι, τίποτα. Και όμω τότε, τότε οι κυβερνώντε ναι. είπαν ότι ο Κωνσταντίνο σκότωσε τον Γεώργιο για να γίνει βασιλιά. Ε. Δεν σκέπτονται όμω οι άνθρωποι. Εάν, εντάξει, ήθελε να γίνει βασιλιά ο Κωνσταντίνο, θα έπρεπε να τελειώσει την προέλαση που έκανε με το στρατό του Και μετά Και μετά να σκοτώσει τον βασίλια Γιατί βγάλει και να τον σκοτώσει τότε ναι. Κατάλαβες Λοιπόν δεν το σκέφτηκαν Μεσούντος του πολέμου Α, Και ποιος τον σκότωσε τώρα να πούμε Α για λέγε. Ε, άντε, Για να πούμε γιατί εγώ άμα ερευνώ, ερευνώ. Μα εδώ θέλουμε ε, ακόμα ε, ιστορία ε, Γιώργο Αποδείξεις δεν υπάρχουν όμω όμως Αποχρώσε υπάρχουν είναι δική σου άποψη ή επικρατούσα άποψη αυτή. Ποιά επικρατούσα άλλους... αυτή, δεν το οι άλλοι να τα σκεφτούν αυτά. Όχι, είναι και σε άλλους ερευνητές αυτή η άποψη επικρατούσα. Όχι, εγώ έχω μελετήσει το θέμα. Είναι δική σου. Δική μου. Εντάξει, δεκτό. δεκτό. Είναι μελέτη δική μου. Λέγε. Έχω μελετήσει και τις αποχρώσεις ενδείξεις, αν υπάρχουν. Okay. Και βρήκα. Θέσε Λέβαια... ο προβληματισμό, θέσε. Ποιος είναι ο προβληματισμός. Όταν σκοτώθηκε ο βασιλιάς, ο μετά, σε λίγα μέτρα, 15-20 μέτρα από εκεί, ε, είδε κάποιος που έφευγε ο πρόξενος της Αυστρίας της Θεσσαλονίκης. Είδε κάποιον που... που ε, ναι, και ήταν ο πρόξενος της Αυστρίας της Θεσσαλονίκης. Αλλά δίπλα στο βασιλιά την ώρα που σκοτώθηκε ήταν ο υπασπιστηστός, ο Αξιωματικό ο Έλληνα. Ονόματι... Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, δεν ήθελα να, σκέφτηκα να το πω. Θα θα θα το, το πει. Το έχω γραμμένο στο βιβλίο μου. Ωραία, ωραία, λέγει. Το έχω γραμμένο στο βιβλίο μου το όνομα του. Λοιπόν, ήταν ο υπασπιστή, ο ολογαγός. Τι έκανε ο Βενιζέλο σαν πρωθυπουργό, για να διευκρινίσει την δολοφονία του Γεωργίου, Έστειλε κατευθείαν τον υπασπιστή του στην Αμερική στρατιωτικό ακόλουθο και δεν γύρισε ποτέ. Ο Βενιζέλος τον έστειλε Ο Βενιζέλος τον έστειλε κύριε Αυτός πως λέγεται ο, ο Βενιζέλος Βενιζέλος Όχι του Βενιζέλου αποσταλμένος Αυτός που ήταν υπασπιστή του βασιλιά λένε. Που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του Λένε για ένα σχοινά εδώ Νομίζω ο, ο Σινάς είναι αυτόν που βάλαν ω δολοφόνο Ο Στάθης από τη Γαλλία Ορίστε Ο Στάθης ο φίλος μας από τη Γαλλία μας τα γράφει ε, αυτά Ο ναι, Σινάς αλλά... είναι ο δολοφόνο. Αλλά είναι αυτόν που κατηγόρησαν ως δολοφόνο, ο Έτσι. Και τον πέταξαν από τον 8ο όροφο από το παράθυρο και αυτοκτόνησε. Ναι. Τον, τον πέταξαν, πέταξαν για να αυτοκτονήσει. Ε, ε, όχι, επίδειξε, λέει, μόνος του. Επίδειξε μόνος του που τον πέταξαν για να αυτοκτονήσει. Για να αυτοκτονήσει. όπως πέταξε. Αυτό είναι αυτός Όχι, ο λοχαγό είναι άλλο το όνομα του, δεν το θυμάμαι. Λοιπόν. Όπω πήδηξε που τον πέταξαν εντάξει, εντάξει. και ποιο κοινιά. Ε, ε, Εκείνο εκείνος πέθανε η Αμερική, τέλειωσε, δεν ήρθε στην Ελλάδα ποτέ. Ναι. Άρα, αν ο Βενιζέλο, ο οποίο, αν δεν ήθελα να το πω, θα το πω, από το περιβάλλον του ιδιαιδόθη ότι ο Κωνσταντίνο δολοφόνησε τον πατέρα του για να γίνει βασιλιά, γιατί έστειλε τον άνθρωπο που ήταν δίπλα στο βασιλιά όταν τον σκότωσαν στην Αμερική και δεν του πήραν ανάκριση καν. Δεν πήραν καν ανάκριση. Τίποτα. Τίποτα. Ούτε καν τον ρώτησε κανεί. Ποιο. Και μόνο ένας περαστικός που είδε τον πρόξενο της Αυστρίας που έφυγε και το είπε κάπου και έχει δημοσιευθεί εκείνο και το βρήκα. Και τα παίρνω όλα αυτά και τα συνδυάζω και βγαίνει ότι ο Ρωτσιλ, πάτερ φαμίλια Ρότσιλντα από την Κέρκυρα έδωσε εντολή στο δικό του άνθρωπο ναι. και σκότωσε το Γεώργιο για να αναγκαστεί να σταματήσει η των Ελλήνων προς Αυλώνα. Ωραία, αυτοί έχουν τι κόκκινε ασπίδες Εμεί δεν πάρουμε τι γαλάζιε ασπίδε, παιδιά μου. Να δούμε, θα κάνουμε. Τέλο πάντων, άστε τώρα. Ναι. Αλλάζουν τα πράγματα έτσι, σαν ε, χρόνια ωραία, ιστορία αυτά. Αν μου λε αυτό, θα σου πω κάτι τώρα, παρακαλώ. Ε, ο Ηράκλειτο. Ναι. Περί, αυτό που λέω τώρα το πιο περίπου το 520 π.Χ. Ναι. Ο Ηράκλειτο. Λοιπόν. Τον ρώτησαν. Και τότε ήταν το ίδιο πρόβλημα στην Ελλάδα που δεν ομαδοποιούνται. Και γιατί δεν ομαδοποιούνται οι Έλληνε να συνεργαστούν πολύ μαζί, για να έχουν μεγάλο αποτέλεσμα. Αυτό έχει ένα καλό, αλλά έχει και ένα μεγάλο κακό. Μην Δεν είπα τίποτα, λέγε. Τι απήντησε ο Άκου, πρόσεχε με. Σου ακούω. Οι πνευματικά ανεπτυγμένοι άνθρωποι δεν ομαδοποιούνται. Το πρόσεξε. Το πιάσα. φιλόσοφος. Το ναι. μιλάμε φιλοσοφή, Οι πνευματικά ανεπτυγμένοι. Γιατί? Δεν παραδέχεται ο ένας τον άλλον. Ναι, αμότο. Κατάλαβε. Ναι. Αλλά ο Ηράκλειο το πιάσε γιατί ήταν φιλόσοφο. Οι πνευματικά ανεπτυγμένοι άνθρωποι δεν ομαδοποιούνται. Πάει, μην το ψάχνει. Ναι. Είναι καθαρά. Αφού το έπανε εκείνοι σοφοί, ξέραν τι λέγανε. Δεν θα του διορθώσουμε εμεί. Εγώ επιπλέον όμως έχω προσθέσει και κάτι άλλο σ' αυτό για λέγε. στο βιβλίο που και... το έχω γράψει. Και ένα δικό μου λέω και γράφω. Οι Έλληνε είναι ακατάλληλοι για μυστικές οργανώσεις. <χω> γιατί, γιατί, το γιατί βάζω και το γιατί. Λέγε. Διότι δεν είναι η ψυχή του σεγκληματική. Η μυστική οργάνωση να Πρέπει να κάνει εγκλήματα. Ναι, ναι, ναι. Μόλι έναν τον υποψιάζεται, κάπου να τον κερδίσει τον σκοτώνει. Ναι, ναι. Αν σε πάρω εγώ εσένα και σου πω: Έλα να κάνουμε μια μυστική οργάνωση και σου πω: Τάδε, δεν είναι, μου ναι. φαίνεται καλό θα τον σκοτώσει. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Ε, δεν κάνει. Ναι, να γιατί οι Έλληνε δεν κάνουν λοιπόν. Ναι, ναι. Δεν κάνουν οι Έλληνε. Α βάλετε κοντά στο Ιράκι του και τη δική μου πρόταση. Δεύτε, δεύτερο λόγο. Ένα λόγο αυτό γιατί είναι πνευματικά ανεπτυγμένοι και ο δεύτερο ότι δεν έχουν εγκληματική ψυχή. Δεν είναι έτοιμοι να εγκληματίσουν. Δεν είναι εγκληματίε στη φύση του. Ε, ναι, δεν δε μπορούν να το κάνουν αυτό. Και αν βρει έναν, δεν θα βρει δεύτερο. Όσον αφορά το πρώτο μέρο, και χωρί να κάνω πλάκα καθόλου, Γιώργο μου, ναι. περί των πνευματικών ανθρώπων που δεν συνεργάζονται, ναι. εμένα προσωπικά, εμένα προσωπικά ναι. με πήρε 30 χρόνια. Και είμαι ευχαριστημένο παρά ότι η είναι τεραστία Ναι Ψυχολογικό περίεργο ναι, ναι. Να μαζέψω εδώ Ναι Δέκα δυνατά πνευματικά μυαλά Ναι Ένα είναι σήμερα εδώ όπως εσύ Και άλλοι εννιά που έρχονται εδώ ναι. Και κάνουμε εκπομπές Και είναι φίλοι και κάνουμε παρέα και Δηλαδή απ' την άλλη Σωστό όπως το πες, αλλά είμαστε ρε γαμό, το ρε Γιώργο τόσο μαλάκες, δέκα έξυπνοι άνθρωποι που ασυνεθούμε δηλαδή, δεν το, όχι, το καταλάβαινε όχι, ο ρε Γιώργο όχι, όχι, όχι. Είναι τρελά αυτό Όχι, όχι, το είπε Δεν έλεγε ο Ηράκλητος άμα δεν ήταν σωστό Τέρμα ναι. Το μελέτησε αυτός και το είπε Το ψυχολόγησε Λοιπόν ε, Κάτσε να δω τι άλλο ρωτάνε εδώ Γιατί αυτή Ναι καλά, ε, διάλεξε εδώ. ένα δεν αναγκύω. Όχι, ναι να δω Εκεί που είπα την κόκκινη ασπίδα Να λέει ο, ο Γιάννης Αντοπόλου Ότι να είχαμε την ασπίδα της Αθηνάς <Κι> Ή και του Αχιλέως θα έλεγα εγώ <Κι> λοιπόν, Ήταν θαυματουργή τη Αθηνάς η ασπίδα Γι' αυτό το λέει <Κι> Α ένας φιλοσοφός εδώ Λέει οι Έλληνες έχουν, που έχουν εγκληματική ψυχή Οι Έλληνες <Κι> δε, που έχουν εγκληματική ψυχή Στρέφουν την εγκληματικότητά του σε Και όχι σε αλλοεθνής Δυστυχώς. Κι αυτό σωστό είναι. Αυτό είναι. Κι η μαλακία που μας δερνεί. Κι αυτό σωστό είναι. Λοιπόν, ρωτάει ο Πέτρος Ατοπολικάστρο, ε, ποια είναι η άποψη σου περί του Πούτιν και του Τραμπ ε, ε, δεν είναι ευρέως γνωστοί αυτοί, δηλαδή δεν έχουν ε, ε, Α, παραφιάδες... Σχέσεις όχι σχέσεις... Εάν έλκουνε καταγωγές εγώ. πρόσθετα. Καταγωγή είναι αίμα, πρόσθετα. αν έχουν αίμα από αυτού. Ναι. Εγώ δεν νομίζω, δεν ξέρω ε, αυτό που ξέρεις εσύ. Και δεν έχω θετικές πληροφορίε, εγώ σκέτ πληροφορία δεν τη λέω. Εγώ αρνητικές πληροφορίε έχω... δεν έχω, αρνητικές δεν έχω πάντως. Ναι, εγώ. πρόσεξέ με. Κάνουμε όμως εκτίμηση και Μάλιστα. πρέπει να ξέρετε κύριε, αν κοιτάξετε τον Τραμπ, μιλάει σαν Έλληνα και χειρονομεί σαν Έλληνα. Λείπαν μερικοί ότι είναι κάπου από την καρδίτσα και είπα δεν είναι αυτό ναι. Η καταγωγή του είναι από αριστοκρατική οικογένεια της Αυστρίας ναι. Ψάχνοντα όμως για να βρω κι εγώ τι μπορώ να βρω μέσα από εκεί Κατέληξα ότι η προγιαγιά του ναι. ήτο πριν κήπησα Κωνσταντινούπολιά Από την Κωνσταντινούπολη Με στοιχεία τα αυτά τώρα Όχι, Όχι. Με Όχι. συνειρμό Συνειρμό και με τον τρόπο που μιλάει και χειρονομεί. Δεν μπορούσε να χειρονομεί ελληνικά και να μιλάει ελληνικά. Και ένα άλλο συνειρμό που θέτω εγώ τώρα που μου, ναι. μου ήρθε στο τραπέζι είναι ότι όλο το περιβάλλον προεκλογικά και μετεκλογικά τεκλογικά. ήταν ελληνικό. Είναι Έλληνες Ναι. Από την Αστόρια. Ναι. Και έναν που έδιωξε, δεν ξέρω τον κόσμο γιατί τον έδιωξε. Πήγε να τον πουλήσει το καδίκη. Πήγε να τον πουλήσει. Σαν Έλληνα. Έκανε διπλο, δι, διπλοποδιά. Λοιπόν, άκου τώρα παρακάτω να τελειώσω για τον Τραμπ. Ναι, γιατί πρέπει... έχει και άλλη ερώτηση. Π, ναι, πρέπει η γιαγιά του να ήρθε από την Κωνσταντινούπολη. Γιατί, όταν κατέλαβαν οι Τούρκοι την Κωνσταντινούπολη, οι αριστοκρατικέ οικογένειε έφευγαν για την Ευρώπη. Και τότε υπήρξε μόδα. Δεν το ξέρω πολύ κόσμο. Οι άρχοντες και αυτοί που είχαν πλούτη και καλέ οικογένειε κλπ. να παντρευτούν τα παιδιά του με γυναίκε από το Βυζάντιο. Και στη Γερμανία υπάρχουν πολλέ οικογένειε που έχουν οι προγειαγιάδε του είναι από το Βυζάντιο. Και στην Αυστρία και σε όλη την κεντρική Ευρώπη. Μπράβο! Γιατί όλοι αυτοί πήγαν από εκεί, τότε πήγαν εκεί. Αμπράβο! Πρέπει ο Τραμπ να είναι απόγονο μια τέτοια γυναίκα. Ωραία. Για, γιατί πρέπει, να, αν κάνει DNA εξέταση, κατεμένα, έχει γέμα και ελληνικό αίμα μέσα του. Μακάρι να είναι έτσι, θα μου πει παίζουν ρόλο στη σημερινή εποχή, μπορεί Όχι, να παίζουν. Παίζει η ψυχολογία. Δεν αλλάζει το DNA. Εγώ Έχει θυμάμαι το φίλο σου το Γιωργανά ναι. που ανέφερε πριν το σχολευμένο που υπάρχει ένα βιβλίο ναι. που λέει Hebrew is Greek. Τα εβραϊκά είναι ελληνικά. Α, ναι, εκείνο το έγραψε Ιβραίος. Ναι Το έχω εγώ. Ο Γιαχούντα. <κοί> το βιβλίο αυτό το εξαφάνισαν οι Εβραίοι. Αλλά δύο Έλληνε φοιτητέ στο Λονδίνο. Το βρήκαν σε παλαιοπολείο του Λονδίνου, το αγόρασαν και χωρίς να το ξέρω ή να με ξέρω και μου το φέρανε. Ναι. Ακού να δεις. Αλλά είναι στα εγγλέζικα. Μπορώ το 25 έχει, ετή. Ελληνικά, έχει ελληνικά, άλλα τα πολλά, είναι εγγλέζικα. Είναι στα εγγλέζικα. Λοιπόν, μια άλλη συμπληρωματική <laughs> κατάσταση που έρχεται εδώ από ένα φίλο ως ερώτηση. Λέει ο Τραμπ και ο Πούτιν έχουν τις καλύτερες σχέσεις με τους Εβραίου. Το Πούτιν το μεγάλωσε και ο Τραπ έχει κουμπάριες Με το βαθύ εβραϊκό λοπή Εκείνος αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ Και η κόρη του Είναι παντρεμένη με Εβραίο Σωστά όλα αυτά Ναι δεν είπαμε ότι δεν είναι ναι. Άρα δέσε και αυτό σαν συνειρμό Θα μου πεις, τώρα όλοι οι Εβραίοι είναι αθέληνες. Όχι το αντίθετο θα έλεγα εγώ ναι. Άλλος Ιωνισμός άλλο Εβραίοι Ά, Άκου Άλλος <συωνισμός>. Άλλο Εβραίοι Άλλο Ιουδαίοι γιατί και ο Νετανιάχου που αναφέρει εδώ ο φίλο έχουν βγάλει στον τίνο πακέτο εγώ ναι. Περσόν Ανόγκρατα το Σόρος από το Ισραήλ Ποιος ο Σόρος Ο Νετανιάχου ναι. Έχει βγάλει Περσόν Ανόγκρατα για το Ισραήλ Το Σόρος ναι. δεν θέλουν να περνάει όταν απόξω ναι. Αυτή τη, τη Λούγκρα ναι. Ο οποίος έχει ανοίξει ναι. κάτι βαλίτσε τώρα εδώ και έχει ψωνίσει ναι. Θα μας τα μετά τι εστί κράτος του Ισραήλ; Παρακαλώ. Το κράτος του Ισραήλ, το 80% και 85% των κατοίκων, δεν είναι Εβραίοι των 12 φυλών. Ναι. Είναι τις 13ης φυλής. Είναι χάζαροι. Τους έστειλε ο Στάλιν που μάζευε τα χωριά ολόκληρα τα κύκλωνε με το στρατό. Ναι. Τους έβαζε στα πλοία και τους έστειλε να κάνουν το κράτος του Ισραήλ. Διότι οι παλιοί Εβραίοι δεν πήγαιναν να κατοικήσουν. Ναι, τι δουλειά είχαν εκεί κάτω. Αλλιώ δουλειά είχαν να πάνε εκεί, δεν γυρίζαν αυτοί πίσω. Και επομένω οι Εβραίοι σήμερα που κατοικούν στο, στο Ισραήλ δεν είναι Εβραίοι. Είναι το θρίσκυμα οι Ιουδαίοι. Μπράβο, Θα πρέπει να του λέμε. Ακριβώ Ιουδαίοι πρέπει να λέμε και όχι Εβραίοι. Αλλά και εγώ Εβραίοι λέω να το πάρευκι. Να σου πω κάτι. <Σ>... Ναι. Στην Αγγλική. Ναι. Λέγονται οι Ιουδαίοι. Οι Ιουδαίοι. Ιουδαίοι είναι. Αυτό είναι το σωστό. Τζουντ λέγονται. Ναι. Δεν λέγονται Όχι. Γιατί στο έλεγε ο Γιωργανάς, ο φίλος σου, Επομένως, η Ιμπριου είναι το Ιβρίδιον. Ακριβώς. Έτσι μπράβομαι. Επομένως, το κράτος του Ισραήλ είναι Ιουδαίοι κάτοικοι. Έτσι. Δεν είναι Εβραίοι. Είναι διευκρινήσεις που αν δεν τις δεν, φτιάξουμε τις ξέρω, στο μυαλό, δεν τις ξέρουν. παθαίνουμε εν σύγχυση. Αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Τραμπ και του έστρεψε κατά των Ιουδαίων της Αμερικής. Δεν μου λε απάνω σε αυτό που είμαστε τώρα γιατί η πολιτική ναι. αντίληψη δική σου είναι πολύ καλή ε, λέει εδώ ο φίλος μας ο Αρχέλα στο τσάτ ότι η Κίνα που είναι μια δύναμη στεραστία η και Κίνα. σε πληθυσμό και σε ανάπτυξη πλέον ναι. έχει αφήσει λέει αυτούς όλους τους δικούς μας εδώ τη δύση τελος πάντων ναι. με μια, μια λέξη να τρώγονται σύνυπλήν δεν έχει να κάνει και κάποια στιγμή θα έρθει από πάνω και θα είναι αυτή η κυβερνόσα κατάσταση Α... Ως, ως ο εχθρός που δεν φαίνεται ακόμα Α... Ποια είναι η άποψη σου Εγώ Κάπου σε συζητήσεις που μου λένε Και είμαστε σε παρέα Τους λέω ότι Αυτή τη στιγμή Τέσσερα βουβάλια Τσακώνονται Τσακώνονται στο βάλτο Το ένα όμως στέκει απ' έξω Τα τρία είναι με στο βάλτο και τσακώνονται Και το ένα κάθεται απ' έξω Και κοιτάει Ποιο θα νικήσει από τα τρία ναι. και μετά θα σκεφτεί αυτό. Μπορώ να το νικήσω, με συμφέρει να το νικήσω και να το καταστρέψω και να μείνω μην... μόνο ναι. ή να συμμαχήσω και να διοικήσουμε μαζί. Αυτό θα γίνει στο τέλος Ποια είναι τα βουβάλια για να ξέρουν οι άνθρωποι. Για πε τα βουβάλια, Α, Γιατί πράγμα. εγώ τα μόνα βουβάλια που ξέρω είναι τη Κερκίνη. Άκου λοιπόν τα βουβάλια. Τα βουβάλια είναι ο Τραμπ, ο Πούτιν, ναι. ο Εβραίο ναι. και ο Ροτσίλτ. Να ναι, τα αλλά... πω πάλι να τα καταλάβεις Ρότσιλτ ναι. Τραμπ ναι. Πούτιν Και ο Κινέζος Οπότε τώρα έχουμε τους δύο Από εδώ που ξέρουμε Οι άλλοι δύο είναι ο Δράκος <laughs> Και ο Πορτοκαλάκιας λοιπόν, τώρα Τώρα, τώρα εκείνοι που είναι στο Βάλτο και τσακώνονται και μαλώνουν Ποιος θα εγκύσει είναι τρεις Ο Ρότσιλτ ναι. Ο Τραμπ και ο ναι. Πούτιν Ο Ρότσιλ... Ο Τραμπ και ο Πούτιν και ο Πούτιν τρεις ο δε κινέζος κάθεται απ' έξω και παρακολουθεί ναι. αυτός τελευταία θα επέμβει τώρα θα συμμαχίσει με τον νικητή ή θα φάει και τον νικητή και θα μείνει μόνος δεν ξέρω ναι αλλά το <laughs> γατόνι, το άλλο που λέγεται Τραμπ ναι σε ένα βράδυ πήγε και καθάρισε και τα... έχει κάνει τα διπλωματικά του με το Βόρειο Κορεάτη ναι. Κάτι που 70 χρόνια δεν μπορούσε να το διανοηθεί κανεί και το καθάρισε σε ένα μεσημέρι. Το καθάρισε, ναι, κατα... ναι. Και θα του ενώσει. Ναι, είναι... Και αυτή είναι η σφήνα ναι. στην Κίνα. Ακριβώ. Σωστό. Ακριβώ. Και οι Ιαπωνέζοι. Ακριβώ. Γιατί είχαμε το Ιαπωνικό πολέμο. Δηλαδή είναι φυλέ ενώ... κίτρινε. Αλλά έχουν προβλήματα μεγάλα. Άμα ενωθεί Βόρειο και Νότιο Κορέα και γίνουν ένα κράτο. Ναι. Είναι αντιστοιχημένοι. Ε, αν... Πώς το το αντίθετο πόλο τη Κίνα. Ναι. Ακριβώ. Γι' αυτό το έκανε ο Τραμπ. Έκανε καλή πολιτική ω τώρα. Μόνο που δεν ήταν οι δικοί μα δημοσιογράφοι, δεν ήταν κανένα καλό σε αυτόν τον άνθρωπο. Όταν λέει οι δικοί μα δημοσιογράφοι, εννοεί τώρα ποιου, Χωρί ονόματα. Χωρί ονόματα, αυτοί που παρουσιάζονται στα μεγάλα κανάλια και βγάζονται στι μεγάλε εφημερίδε. Α, εντάξει, το κατάλαβα. Αυτοί, όχι αυτοί που είναι στην επαρχία. Όχι, η υπαρχία είκε. είναι άλλο πράγμα. Όχι, εκείνοι λένε αλήθεια και καημέν. Ποιο του ακούει. Λοιπόν, πάμε, πιέσαι ένα νερό, γιατί μην πάθει και τίποτα. σαν ηλικία και έχω τρέχω. Δεν παθαίνω τίποτα, φοβάσαι. Γουστάρο. Αυτό είναι. Αϊφαντή Γεώργιο, στρατηγό, με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Σου αφιερώνω το τραγούδι παρότι είναι παραγγελία του φίλου μου του Αρχελάου και θα άλλα θα μετά. Είχε γενέθλια ο στρατηγός εχθές. Εγώ δεν το ξέρα και τον έφερα σήμερα του καναδόρο για την εκπομπή και το τραγούδι. Πάμε. Παναγία μου τι μου παρήγγειλε το άτομο. Βάζω εγώ ο Πινκ μου την πετάνε λέει. Δεν και ένα τέτοιο να δέσουμε Γουστάρω που γουστάρουν αυτά που γουστάρω. Και γι' αυτό γουστάρουν επειδή γουστάρουμε. Λοιπόν, Αλμπέτο ε, 14. Ακόμα, άγνωστοι επισκέπτε από τη φίλη εδώ, έχουμε την τιμή, τη χαρά και μεγάλη ικανοποίηση ότι είναι και μια αστήρευτη πηγή πληροφόρηση ο στρατηγό. Αϊφαντή Γεώργιο, το όνομά του και μα λέει πράγματα που και να τα ξέρουμε τουλάχιστον πιστοποιείται. Το, η αντίληψή μα. Λέμε ότι. Α, ωραία, το έχω ακούσει για να το λέει και ο, ο στρατηγός Στρατηγέ. Ακούω. Μισό λεπτό, γιατί βαράνε τηλέφωνα εδώ. Ναι. Μισό. Παρακαλώ. Α, μισό λεπτό, κύριε μου, μισό. Έχω ένα φίλο μου ο οποίο πρέπει να μας πει κάτι. Ναι. Και γι' αυτό θέλω να τον βγάλουμε στον αέρα. Είναι ο Κωνσταντίνο Γεωργίου, γνωστό σε όλου ερευνητής, συγγραφέας και όχι μόνο. Κώστα μου, τι θέλεις και με παίρνει στον αέρα τέτοια ώρα. Καλησπέρασε εσένα στο στρατηγό και σε όλους τους ακροατές μας. Θέλω να σου πω ε, και να κάνω μια υπόμνηση αλλά και υπογράμμιση ότι το ερχόμενο Σάββατο 9 Φεβρουαρίου ναι. έχουμε μια μεγάλη γιορτή. Α, για πες, 1 Η 9 Φεβρουαρίου καθιερώθηκε από το έτος 2016 ως παγκόσμια ημέρα Ελληνοφωνίας και ελληνικού πολιτισμού Με προσπάθειες των Ελλήνων Της Μεγάλης Ελλάδος Της Χάτω Ιταλίας δηλαδή Α, για, για να Πρέπει ω εκ τούτου Να συντονιστούμε Όλες τις μέρες αυτές Μέχρι και το Σάββατο ναι. Να επικοινωνήσουμε Να κάνουμε τηλεφωνήματα Προ όλα τα τηλεοπτικά κανάλια, mm. καθώ επίση και σε εφημερίδε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να χάσουμε μια τέτοια ευκαιρία γιατί τα δύο προηγούμενα χρόνια, 16, 17, ακόμα και το 18, κατά το 16 ψηφίστηκε. 16 και, ε, 17 και 18 δεν έγινε καμία προσπάθεια και δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Φέτο mm. λοιπόν εμείς που το γνωρίζουμε θα πρέπει να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Καλά έκανα, Σιμωντόπη, ούτε εγώ το γνώριζα, Κώστα μου. Ούτε Ω, εγώ, εγώ το ξέρω. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν η ελληνική γλώσσα, η μητέρα των γλωσσών, να ε, γιορτάζεται από το 2017. Ενώ οι άλλε γλώσσε, η αγγλική, η γαλλική, ακόμα και οι Ρωσικοί που έχουν ελληνικά στοιχεία και είναι ε, κορούλε τη ελληνική γλώσσα, ναι. μην ξεχνάμε ακόμα και τη ρωσική, βέβαια, έτσι τον το κύριο και το μεθόδιο. Ναι. Εκτό από του Κινέζου που και αυτοί έχουν ημέρα, παγκόσμια ημέρα για τη γλώσσα του, οι οποίοι έχουν μια ξεχωριστή γλώσσα με τα ιδεογράμματα κτλ. Εγώ μπορώ με τι γνωριμίε που έχω να καλέσω τον Καπρόκλου, αν θε. Ε, οποιονδήποτε αρκεί να ακουστεί ότι πράγματι καθιερώθηκε η 9η Φεβρουαρίου ως παγκόσμια ημέρα ελληνοφωνίας και ελληνικού πολιτισμού Η φεβρουαριου ως παγκοσμια ημερα ελληνοφωνια και ελληνικου πολιτισμου η γλωσσα μας μιλιέται σε όλο τον κόσμο, όλοι έχουν ερανιστεί, όλοι έχουν ευδανιστεί από την ελληνική γλώσσα αυτό ήθελα να σας πω, όλοι να συντα... συντονιστούμε και εσύ Γιώργο με το μικρόφωνο και ο στρατηγό και εγώ και όλοι οι ακροατές και να κάνουμε μια εκδήλωση ή δυνατόν να έρθουμε το Σάββατο εκεί κάποιοι ή κάπου αλλού έξω. Έχει χώρο ο στρατηγό που μπορούμε να μαζευτούμε 20-30-40 άνθρωποι και να πάρα κάνουμε και εκεί την εκδήλωση. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, και είναι Λέ... κεντρικό Λέ... το σημείο. Θα συνεθάω εγώ με τον στρατηγό. Εδώ εντάξει, άμα θέλει Πάρα πολύ καλά, πάρα ώρα, πολύ ωραία. Την ώρα Α, να ορίσει. Να ναι. κάνουμε αυτή την ε, εκδήλωση, να την μαγνητοσκοπήσουμε και την Κυριακή να την περάσουμε στου αγροτέ μα. Και απ' την άλλη να μου τα περάσει αυτά αύριο να τα κάνω και κοινοποίηση. Γιατί ε, 10, 20, 30 φίλοι που μα ακούνε και είναι εδώ στην περιφέρεια Αττική. Mm. Και όχι μόνο. Λογικό είναι για όλου του λόγου να έρθουν μια βολτίτσα. Αλλά να έχουμε έναν κορμό να ξέρουμε περί τίνο ομιλούμε. Ναι, ναι, ναι, ασφαλώ. Εντάξει, Κώστα, μου ναι, ναι. να είστε καλά. Σα πολύ. Καλό βράδυ, πολύ. ευχαριστώ. Και καλά okay. έκανε και πήρε τηλέφωνο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γεια σα. Λοιπόν, αυτή ήταν η ενημέρωση από τον Κώστα του Γεωργίου, τον ερευνητή, τον φίλο, ε. τον αδερφό και τον συγγραφέα. Θα πούμε περισσότερα από αύριο, γιατί αυτή τη στιγμή μα. Το είπε και Ωραία. πήρε την ευκαιρία να Και το... εγώ πρώτη φορά το ακούω. Μα δεν το ήξερα ούτε εγώ παιδί μου Μ... Λοιπόν και πρέπει αυτά να τα προβάλλουμε ε, Λέει εδώ ο Καλήγου, Μα για... η Ακαδημία μας δεν ενδιαφέρεται και αυτά ε, Το είπαμε πριν Α, Μα λέει και εδώ ένας φίλος Γιατί οι άνθρωποι ξέρουν δεν είναι κορόιδα ε, Αν κάνουμε λέει για τη μακεδονική γλώσσα Κάναν συνέδριο θα πάρουμε και επιδότηση ε, Αν κάνουμε για την ελληνική θα μας πούνε φασίστες Ακριβώς αυτό δηλαδή, είναι. εκεί φτάσαμε, Ρε Γιώργο. Εκεί είμαστε. Τι εκεί, είναι αυτό το πράγμα τώρα. Εκεί, εκεί, δυστυχώ. Και Για βγαίνει αυτό... ο Πινόκιο και λέει: Υπάρχει ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, Ρε Γιώργο, είναι. Διότι ε, έχει αυξηθεί η προδοσία στη χώρα μα. Ει βαθμό τρομερών. Ναι, αλλά ακούω εγώ στα πάνελ: λέει ο ένα τον άλλον είναι προδότη και πετάγεται ο κεντρικό παρουσίαση και λέει: Εντάξει, όχι και προδότη. Ναι, μόνο. Ναι, πώ να τον πει. Πώ να τον πει. Ναι. Λοιπόν, προλεγόμενο Για λέγη, τι άλλο λοιπόν, Άγη Παρακαλώ. Έχει έρθει μια ερώτηση σου λέει εδώ ιδιαίτερη α, Την α, οποία θα στην πω, Και μισό λεπτό μισό μισό Γιατί έχει φύγει ε, Α μου λέει ένας φίλος μου, Σου ζήτησα λέει Γιώργο να ρωτήσω στο στρατηγό Εάν ο Τραμπ Ναι Προχωρήσει σε τρίτο παγκόσμιο Λέμε τώρα είναι ρητορικό έτσι Αντήσουμε όπως ήθελαν οι δημοκρατικοί και αυτό είναι γεγονός. Ναι. Οι πριν δηλαδή. Ναι εντάξει. Μη οι, οι, οι ξύλαροι. Ναι. Και, εάν όχι γιατί καταργήθηκε η συμφωνία για τους πυράβλους μέσου ελληνικού. Ποιος πυράβλος καταργήθηκε της Κορέας. Η συμφωνία για, για τους πυράβλους μέσου ελληνικού λέει γιατί καταργήθηκε. Λέει ο φίλος, δεν ξέρω εγώ Ναι αλλά για εννοεί του πυράβλους τη Κορέας Δεν ξέρω λέει γιατί η συμφωνία που υπήρχε για τους πυράβλους μέσου Ελληνικού. Δεν καταργηθεί. το ξέρω και εγώ Ούτε εγώ το ξέρω και δεν, ε, πω δεν μπορώ να απαντήσω ε, Εάν έχεις να μας πεις λέει για τον Αλέξη που τον αγαπάς τόσο και την κολεγιά του που λέγεται Σόρος Ναι, τι θέλει να μάθει. Ναι, πώ το έχει δει αυτό το γάμο, εσύ είσαι και πολιτικό Άκουσε, πρόσωπο ναι. και κοινωνικό άτομο και ναι, ναι, πολιτικό όν. Ναι. ναι, ναι, ναι. Ε, την ανθρωπότητα και δει την Ελλάδα, βασικά την Ελλάδα, ναι. και μετά τα άλλα κράτη, ναι. την προσέχει πολύ ο pater familia Rothschild. Και θέλει οπωσδήποτε να τη διαλύσει και τον ελληνισμό μαζί. Ναι, για να Τώρα, μην έχει αντιστάσει. Ποιον έχει ως άνθρωπο που δίδει τις εντολές. Έχει το Σόρος. Ναι. Ο Σόρος δεν έχει δικά του λεφτά. Τα λεφτά του Ροθτσιλτ χειρίζεται. Ο Σόρος είναι παίκτη. Είναι παίκτης, είναι παίκτης. ακριβώς. Δεν είναι... Ε, επιχειρηματίας δείχνει ο, ότι είναι. Ναι, δείχνει είναι τίποσα. παίκτης. Παίκτης μόνον είναι. Έτσι. Λοιπόν, και επομένως στην Ελλάδα για να γίνει ένας πρωθυπουργός πρέπει να τον ορίσει ο Σόρος. Δεν του τεργάει, δεν του φαίνεται καλά στο μάτι το σώρος, ναι. Δεν του έκανε τα γούστα του Σόρου Αμέσως θα τον πετάξει από τον Πρωθυπουργό Ναι, ναι. αλλά και ο Τραμ είναι απέναντι στο Σόρο Μην βιάζεσαι Και τώρα. ο Νετανιάχου να Εγώ τα είπα όλα μαζί, λέει απάντα Του την ερώτηση να τελειώσουμε Ο ναι, ναι. Αλέξης λοιπόν για να γίνει Πρωθύπουργο, Πήγε και από το γραφείο του Σόρου Και πήρε το χρήσμα, πήρε το χρήμα, πήρε τι χρειάζονταν από το Σόρος πήραν λεφτά για το Μακεδονικό Τα είπανε στο Υπουργικό Συμβούλιο Ένας υπουργό, ναι, Ο Μπούλης. Ναι. Είπε δημοσίως ο Μπούλης Είπε ότι πήρατε 50 εκατομμύρια Για να κλείσετε το Κυπριάκο το, το, το Μακεδονικό το, το, το Μακεδονικό Και τα λοιπά Αλλά πριν ε, Στην αρχή της παρούσης ε, διαλέξεως Εδώ Είπαμε ότι και ο Κυριάκο. Πήγε στη συγκέντρωση που είχαν οι οργανώσεις του ΣΟΡΟΣ Στις 23 Φεβρουάριου πέρυσι ε, μπορεί Και πήγε, Μπορεί να πήγε αυτό από τις να τραβήξει φωτογραφίες Να βγάλει κανιά selfie, Εσύ είσαι συνομωσιολόγος Όλα υποπτά τα βλέψεις α, δηλαδή. α, α. Άρα λοιπόν και ο Κυριάκος Για να γίνει πρωθυπουργός την, τις ευχές του όρους πάει να πάρει ναι. Αυτό θα τον ορίσει Καλώς Επομένως την, είναι, ε, ε, ε, ε, την Ελλάδα την διοίκη ο Παιδί μου, θρησκευτικό πρόσωπο ενός όρο αρχιερέας είναι και πάω και παίρνω το... Α, το αντίδωρο. Το αντίδωρο. Βάμα το χέρι. Βεβαίω. Αυτός δίνει το αντίδωρο και για να γίνεις Πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Αλλιώς δεν γίνεσαι. Ναι, αλλά τώρα που αλλάζουν τα χέρια, ποιο χέρι θα πάνε να φυλάει. Α, μπράβο. Κάτσετε... Τώρα λοιπόν, γι' αυτό δίνουμε ακριβώ όλα τα στοιχεία στους Έλληνε. Ναι. και σήμερα στι 6 ώρα όσοι είδανε την τηλεόραση του Κόντρα Ναι Έχουν τις... εκπομπεί εκεί εσύ Έχουν κάθε Κυριακή έγινε Πες το να ξέρουν ναι. Κάθε Κυριακή στις 6 ώρα Το, απόγευμα, το ναι. απόγευμα στο Κόντρα Θα ανοίγετε και θα βλέπετε εκπομπές δικές μου 6 λοιπόν, με έξι μισή. Α, α, μισή ώρα είναι πόσο είναι 45 λεπτά Α είναι 6 με 7 παρά Είναι αρκετά 6 με 7 παρά τέταρτο Πολύ ωρα λοιπόν, λοιπόν, Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα 6 ακριβώς Έλειξε. Λοιπόν Συνεχίζεις. Το σημερινό θέμα ήταν ακριβώς αυτό. Το ότι πρέπει να αλλάξει πολιτική κατάσταση στη χώρα μας Μάλιστα. Και πως θα αλλάξει. Και επειδή δεν το τελειώσαμε γιατί δεν έφτασαν τα 45 λεφτά, ναι. θα έχουμε και την άλλη Κυριακή συνέχεια. Τη συνέχεια του σημερινή. Ακριβώ τη σημερινή. Άρα, εδώ τώρα ναι. Πες μας αυτό ακριβώ που είχε στο στέμα. Πώ θα αλλάξει το έργο αφού είναι το, πιασμένο το έργο από παντού η μου. Όταν οι Έλληνε καταλάβουν ότι όλα τα κόμματα της Βουλής τα οργάνωσε το κεφάλαιο του Rothschild; Ναι, όταν λες κεφάλαιο, μην το παίζουμε αριστερή. Το, όταν λες κεφάλαιο, να λες το χρηματοδότη. Είπα, ο Ρόστσλντ. Έτσι. Και, ε, το διεθνές κεφάλαιο, μα πει του Ρόστσλντ είναι. Παρακαλώ. Ο, οι τράπεζε, οι 90% του Rothschild. παγκοσμίω. Όλες οι τράπεζε του Ρόστσλντ είναι. Ναι. Εδώ ήταν μία η Μαρφήν. Σε ελληνικά χέρια, τη βάλανε φωτιά, σκοτώθηκαν. Ναι, ναι, ναι. Κάηκαν δύο-τρει μέσα εκεί ναι, ναι, ναι, ναι. και σε δύο μήνε ο Βιανόπουλο την πούλησε στην Εβραϊκή Τράπεζα. Την, την πήρε έω. Και ούτε γάτα ούτε, γάτα ούτε ζημιά. Για του καμμένου ούτε γάτα ούτε ζημιά. Τίποτα πάνω... Για τον καμένο, πολύ φασαρία. πολύ φασαρία. Δεν μου λες εδώ που λέει μια φίλη, απάντησα από το που είσαι τώρα, πριν τι εκλογέ λέει του 2015. Σε ιντερνετικό ραδιοφωνό βγήκε Μασόνο Έλληνα και είπε ότι έχουν αποφασίσει για τα επόμενα 15 χρόνια τον Τσίπρα ω Πρωθυπουργό. Έχει κάτι να μα πει πάνω σε αυτό. Έχω να πω το εξή: Ότι να. ο Τσίπρα είναι από του καλύτερου. Είναι κατ' εμένα ένα δεύτερο ελευθέρω Βενιζέλο. Μου φαίνεται ότι είναι καλύτερο. Γιατί τώρα, αν είναι καλύτερο ή δεν είναι Όχι, ξέρει που το λέω αυτό, το καλύτερο εντό εισαγωγικών. Διότι κινείται ανεμάκτο. Ε, ναι, ναι. ναι, εκεί είναι καλύτερο. Όταν κάνει τη δουλειά χωρί αίμα, δεν φαίνεται. Την σου ναι. λέει δημοκρατική διαδικασία. Αλλά, αλλά σε κάθε έναν που βάζουν πρωθυπουργό ε, χρεώνουν ορισμένες επιτυχίες που θέλουν το κατεστημένο. Αυτού λοιπόν του χρεώσανε τι επιτυχίε μέχρι εδώ. Τις έκανε επιτυχώ και γρήγορα. Θράκι, μακεδονικέ, μακεδονικό ναι. κλπ. Βορειοίπερο. Ναι, ναι. Τα, όλα τα τακτοποίησε. Θρησκευτικά. Θρησκευτικά. Α, για τα θρησκευτικά. Το δόγμα αυτό. Τώρα που μου είπε για τα θρησκευτικά. Εκείνο που δεν κατάλαβαν οι Έλληνε, το έχω πει ξανά εγώ στο δική μου εκπομπή. Και μου θυμίζει ένα φίλο εδώ ότι τα έχει γράψει λέει στο βιβλίο σου άνθρωπο και επιστήμη. Ναι, ναι, εδώ ναι. και χρόνια αυτά. Ναι, ναι, ναι. Συνέχισε λοιπόν. Ναι, λοιπόν, άκου να δει τώρα. Το, θρη, το θρησκευτικό. Ξέρει τι τρομερή ζημιά είναι για τη θρησκεία και την πατρίδα στη σύμβαση, Σε αυτή τη στιγμή Αυτή τη στιγμή η σύμβαση ιερόνιμου και Αλέξη Τι τρομερό το έγκλημα ναι. Ποιο είναι το έγκλημα που δεν το κατάλαβαν οι Έλληνε. Θα σου πω ποιο είναι το έγκλημα Το μεγάλο έγκλημα είναι το ότι είπαν Και συμφώνησαν δηλαδή όχι είπαν απλώς Ότι η εκκλησιαστική περιουσία θα δοθεί σε εταιρεία και να παίρνουν τόσα τη εκατό η εκκλησία, τόσα τα εκατό το κράτο. Ναι. Από την εταιρεία. αυτά που θα τα τζίνει η εταιρεία. Ε, η εταιρεία στο... όμω που τα παίρνει. Σου να... Α... τα είπε από... θα πάνε. Η εταιρεία είναι του Ροτσίλντ. Ναι. Άρα το εβραϊκό κατεστημένο παίρνει και τα βουνά τη Ελλάδο. Γιατί τα μοναστήρια που είναι στα βουνά έχουν την περιοχή του βουνού δικαίω. Και στα καλύτερα σημεία. Και τα καλύτερα σημεία. Δηλαδή με ένα έμεσο τρόπο. Ναι, Μέσω τη Εκκλησία πουλάνε το καταλάβουμε μου, αλλά παίρνει τη γη ο Ρώσιλ. Το κατάλαβε ναι. και οι Έλληνε κοιμόμαστε και δεν είπανε τι ζημιά κάνει η σύμβαση αυτή στην Εκκλησία και τι κάνει στο Θεό. Α το πού την κάνουν μυστική συμφωνία εδώ και ένα μισή χρόνο και δεν λένε τίποτα. Ναι. Μάλλον από την εποχή του Χριστόδουλου και μετά. Ναι. Και να θυμίσω εγώ στου φίλου, έχω μια λεφαντίαση. Ναι. Ο θυμών που είναι ο Τζερόνιμο Γκρούβι. Ο Ζακίνθου Χρυσόστομος ναι. Και ο Ιωαννίνων Θεόκλητος ναι. Ήτανε απέναντι στο Χριστόδουλο Φανατικά τότε Μα, τότε. μα τον φάγανε τον Χριστόδουλο Μετά ηρεμήσανε Ηρέμισαν, γιατί Και ο, να ο ένας εκ των τριών ναι. Ο Τζερόνιμο έγινε Αρχιεπίσκοπος Ακριβώς Εγώ βλέπω μες τηλεοράσεις στο Τζίπρα Φρεσκοξυρισμένο Απ' το πρωί στο βράδυ κάθε μέρα γυαλίζει το μαγουλάκι του Ναι ο άλλο γιατί δεν ξυριζείται για αυτήν η γενιάδα, ο Τζερόνιμο. Α, Πρέπει να ξυριστεί και αυτό. Ε, να θα δούμε το προσωπικό. Να ξυριστεί και αυτόν, θα έρθει η ώρα. Θα έρθει ώρα. Ε. Θα ώρα. Yeah. Λοιπόν, yeah. άκου τώρα να δει τι έγινε. Yeah. Κατάφερε ο Ρόστινγκ χωρί να καταλάβουν οι Έλληνε και μα πήρε τη γη. Όπω πήρανε από του Παλαιστίνιου τη γη τους και το του και έκαναν το κράτο του Ισραήλ. Yeah. Έτσι πήρε τη γη τη Ελλάδο. Πώ την πήρε, yeah. Με δύο κινήσει απλέ. Παρακαλώ. Έβαλε την ελληνική κυβέρνηση και πούλησε την αγροτική τράπεζα στην Πυραιώσου. Ναι. Ούτε κόμμα ένα δεν είπε οι παλιάνθρωποι ότι μην πουλάτε την αγροτική τράπεζα γιατί χάνουμε τα κτήματα. Τα κτήματα οι γεώργοι μα τα έχουν χρεωμένα στην τράπεζα, την αγροτική. Και μάλιστα επειδή θέλαν να την πάρουν τη γη της Ελλάδος ναι. φτωχύνανε του αγρότε μα με κάθε τρόπο. Και ανακάστηκαν όλοι και πήραν δάνεια από την αγροτική. Και μετά πουλάζαν να χρεώσει. Μπράβο. Και δεν το καταλάβανε οι μαλάκια. Α, μπράβο. πληρώνουν και έμφια Και κατάφερε ο Ρώση με δυο κινήσει να πάρει και τα βουνά και τον κάμπο. Τον κάμπο τον πήρε με την αγροτική τράπεζα και με τη συμφωνία Αυτή Τσίπρα. Η Ερώημο πήρε και τα βουνά. Λοιπόν, τι θυμήθηκα τώρα εγώ για κάτι τέτοιο. Μείναμε, μείναμε χωρί κάμπο και χωρί βουνά. Μα τα πάρω... πήραν όλα Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε τα βουνά τώρα εμείς Τέλειωσε δεν έχουμε Είναι δικά του λοιπόν, Θα βάλει σκοπούς και θα μας αφήνουν να περνάμε Να θυμίσω εγώ στου φίλους Ότι η Atlantic Bank Atlantic Bank Στην Αμερική Ήταν το, το, το παράδειγμα της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Για τους Ομογενείς Μετά Το περιστατικό που λέει για την Αγροτική Μετά ήταν διευθυντή των ΟΛΠ, δεν ξέρω αν είναι ακόμα. Είναι ένα τεράστιο μέγεθο που κάποια στιγμή το ψάχνανε εν είδη Τσοχατζόπουλου. Λέγεται Γεώργιο Ανομέρητη. Ναι. Μιλάμε για τεχνό τώρα. Ναι. Και ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερο. Και όπου περνάει, τα κλείνει όλα. Δηλαδή, έφυγε η Ατλάντι Μπάνκ. Λέγανε το ότι του φάγανε κάτι 400 εκατομμύρια δολάρια οι Αμερικάνοι Η αγροτική έγινε αυτό που είπε. Ναι. Και ο ΟΛΠ πήγε στου Κινέζου. Άρα είναι εργατικά παιδιά αυτά. Ωραία. Αλλά. Ε, έτσι. Ε, έτσι. Αλλά. Μα δεν περίμενα με αυτό κινήσει ο Ρότζετ να πάρει και την κάμπο και τα βουνά τη Ελλάδος και να μην μιλήσει ένα από του αρχηγού των κομμάτων τη Βουλή. Ναι, να ενημερώσει τον ελληνικό λαό. Πήγαν 20 μητροπολίτες να κουνηθούν και τελικά βλέπω και δεν κουνιάται κανεί το πρωί. Δεν για το βράδυ δεν ξέρω. Με συγχωρείτε. Αυτό και για τα δύο και για την εκκλησία και για την τράπεζα. Τα έχω πει πάνω από 10 φορέ στην τηλεόραση. Λοιπόν, Άκουσε κανέναν είναι αυτό που λε. Άκουσε κανένα να μιλήσει. Προσεπείρωση αυτό που λε, γιατί είσαι σωστό. Έχει βγει μια ακροάτρια εδώ, ναι. στο τσάτ, μου φύγε λίγο. Ναι. Αλλά πρέπει να σε παρακολουθεί χρόνια. Έχει πάρει τα βιβλία σου, γιατί λέει αυτά που λέει τώρα ο στρατηγό τα λέει από το 2002 και τα έχει γράψει στα βιβλία του. Σωστό. σωστό. Και για το Σόρο. Ναι, σωστό. Και έχουν περάσει 17 χρόνια. Ναι, σωστό. Ναι, αλλά καθόμαστε και κοιτάμε τώρα, ρε Γιώργο. Δηλαδή, εσύ τώρα, περίμενα να δεις τον να πω. Έρχεσαι εδώ και μα πιστοποιεί ναι. πισ, αυτά που κι εμείς ακούμε ή διαβάζουμε. Ή, ή, ή. Εσύ. Εγώ, οι φίλοι που ακούνε. Και καθόμαστε τώρα και λέμε: Αχ, ναι, ο Αϊφαντή θα είχε πει τότε, ο Καρποδίνη τα πει τότε, ο Αρχέλαος, ξέρω εγώ, από το τσα τα έγραψε τότε. Και τι θα κάθόμαστε να κάνουμε τώρα, θα εμπλογάμε τα γενιά μα. Δεν, δεν κουτιέται τίποτα, ρε, εσύ, ε, Γιώργο. Γιώργο, μου, εγώ. Είμαι αισιόδοξο. πιστεύω ότι φέτος η κατάσταση στην Ελλάδα θα άλλαξει Μακάρι, Θα αγάπη μου στο, 000, το στόμα σου. 1946, τα κόμματα τα παλιά σβήσανε και βγήκανε καινούργια Τα κόμματα τα παλιά της Βουλής σήμερα οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουν να τα σβήσουν όλα Να μην μπει στη Νέα Βουλή ούτε ένα ναι, αλλά δεν θα έχει το μακρύ χέρι και στα καινούρια ακόμα την, α... την, ακρούλα του, την ακρούλα του, τα δηλαδή α... την έχει. Έχει τα αναχώματα, μα η σημερινή εκπομπή, όσοι την άκουσαν στο κόντρα, ήταν αυτό το θέμα mm. ακριβώς. Ναι. Το πώς δημιουργεί, δημιουργεί αναχώματα και ποια είναι. Δώσε μας να μάθουμε κι εμείς λοιπόν τι α, πες, α... Και έρχεται ρίχτο. Ε, ένα ανάχωμα θα πω... Που είναι καθαρό, που το δημιούργησαν πριν 20 μέρε. Πριν 20 μέρε, ναι. στη Θεσσαλονίκη, ναι. στην αίθουσα του μεγάλου Αλεξάνδρου, έκανε την πολιτική του εμφάνιση. ο Ταλές Αλεξάνδρου, τη Νοτιού Μακεδονία. καλά Δεν είπα κανέναν έκδοτο. από που βγήκε ο ρεπόρτερ στην ΕΡΤ. Έχει δίκιο, έχει δίκο μου βγήκε ο στην ζωντανά και λέει Σα ομιλώ. Από τα σύνορα Βορείου και Νοτιού Μακεδονίας Μπράβο, της Νοτιού Μακεδονίας Μπράβο, να ξέρουμε λοιπόν, τι λέμε ναι, Να συνοιόμαστε ε, ε, ναι. Ναι. Ε, Από εδώ και πέρα βέβαια Έτσι. Λοιπόν ε, και... και Ποιοι έκαναν το κόμμα αυτό Το οποίο είναι κόμμα Αγώνος για την αποκατάσταση Των δικαιωμάτων της Μακεδονίας Ω ανάχωμα το στην αυτό τώρα. Και είναι ανάχωμα. Για λέγει, Και, να δί, ξυπνήσουμε. Διάλεξε τον πιο καλό πατριωτικό τίτλο. Μπράβο, για να μασει ο κόσμο. Για να μπει. Ποιοι όμως ήταν οι ομιλητέ. Πρώτο ομιλητή ήταν ο, ο... Πα... ο Πατσίκα. Από τους ομιλητέ θα πάρουμε χαμπάρι ναι, Βιαλιακή, ε? Ή, Ήτανε όχι ο πρόεδρος Ο αντιπρόεδρος της πανμακεδονικής οργανώσεως ναι. Αυτή που οργάνωσε τα συλλαγητήρια εδώ ναι. Για να αποτύχουν ναι. Τα δύο τα έκανε έτσι ώστε να αποτύχουν ναι. Και να μπορέσουν να μπει το όνομα Βόρεια Μακεδονία Ο, ο, ο αντιπρόεδρος Ο αντιπρόεδρος αυτής της οργανώσεως Ο, ο πρώτος του... ομιλητής το Τώρα το άμα έρθει θα σου πω Ωραία Ιακουβίδη ο Όθων το ελληνικό έχει κι άλλο, δεν πειράζει Λοιπόν, ο Όθων Ιακουβίδης Ο Όθων δεν είναι ελληνικό, είναι Ότο ε, ε, ε, Ναι, ε, είναι κι άλλο πιο... Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Ιακούβίδη. Ο Ότο ναι, ναι. να τον λέμε Δεύτερο, δεύτερο μίλησε Η Νε Γκρεπόντι Μάλιστα. Μάλιστα Λοιπόν, τρίτος άλλο... οτάδε, τέταρτος οτάδε ναι. Και τα λοιπά... Και τι βγήκε από εκεί μέσα για λίγο. Αυ αυτοί που μίλησαν πόδι, είναι Νεγκρεπόντι η οικογένεια Νεγκρεπόντι είναι από τις βαριές εβραϊκές οικογένειες που δημιούργησαν το κράτος του Ισραήλ Αυτοί είναι νέγροι από τον πόντο και λέγονται νέγροι πόντι. <laughs> αυτό αυτό. Λοιπόν α, είναι λοιπόν από τα πιο Υψηλά και βαριά εβραϊκά τζάκια. Σωστό. Αν από αυτού που μίλησαν εκεί είναι κρύφο Εβραίο, με ελληνικό όνομα, θα το βρουν να μα θέλουν οι Έλληνε να ψάξουν. Ένα ή άλλοι δύο είναι υψηλόβαθμοι μασόνοι και το καταγγέλλω επισήμως είναι ένα. Ως παράδειγμα από τα χώματα αναχώματα ναι. Τα κόμματα τα καινούργια Εδώ ένας φίλος διαμαρτύρεται και λέει Όχι και εβραίοι νεγρεπόντιδες ρε παιδιά λέει. Πώς Ένας φίλος διαμαρτύρεται ναι. Και λέει όχι και εβραίοι Ή νεγρεπόντιδες, νεγρεπόντιδες Όχι και εβραίοι Δηλαδή Η κυρία νεγρεπόντιδε λιβάνι ναι. Είναι εβραία Δε λιβάνι ε. Ο άντρας εις το άλλο ναι. Λοιπόν, είναι Εβραία. Ναι, Λεβί, λιβάνι... Είτε του αρέσει, είτε δεν του αρέσει ναι. Ας πάει να της πει ότι το πα λι, λι, λε... Να πάει να της πει ,τι το, το, το, το Λιβάνι πα. βγαίνει από το Λέβι. Δεν ξέρω από πού βγαίνει Εντάξει, νέξε παιδί μου Λοιπόν, κατάλαβες Ναι Λοιπόν, ένα κόμμα. Άρα δημιουργούνται κόμματα αναχώματα, αναχώματα. για τις επερχόμενε εκλογές Με πατριωτικά συνθήματα με για, πατριωτική... να ο ο Ακριβώς, για να μασίσει ο κόσμος Και αυτό μάλλον θα το διαπιστώσουμε ευκόλως όταν οι αντιπρόσωποί τους θα είναι μέρα ανοίχτως στα κανάλια Διότι δεν θα έχουν ορισμένα πράγματα που είπα σήμερα στην τελε... τηλεόραση ναι. Άμα θέλει μερικά να σου πω Πρώτον, Ό, κα κα κανένα από τα κόμματα αυτά δεν θα πει Θα φορολογήσουμε το κίσο Μπράβο Αμέσως, Άρα αμέσως... εφόσον δεν πει θα φορολογήσουμε το ΚΙΣ που αν φορολογηθεί το ΚΙΣ θα έχουμε δισεκατομμύρια ετησίως νόμιμους φόρους ναι. και δεν θα φτωχαίνουμε τον Έλληνα και δεν θα κόβουμε συντάξεις για να πάρουμε λεφτά παίρνουμε νόμιμα Γιατί δεν φορολογείται το ΚΙΣ και... Γιατί είναι εβραϊκό γι' αυτό ε, Είναι εβραϊκές περιουσίε. και δεν το νομάνε οι δικοί να, να, να φορολογήσουν τα αφεντικά του. και όχι μόνο αυτό αλλά έμαθα, Τέσσερες-πέντε μέρες, το εξή παράδοξο. Επειδή εγώ λέω ότι πρέπει να φορολογήσουμε το την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Ελλάδος και γιατί αυτές δεν φορολογούνται οι άλλες φορολογούνταν μέχρι πριν λίγες μέρες. Γιατί δεν είναι ελληνικές. Γιατί αυτές οι δυο είναι του Ρότσιλντ. Το διοικητικό συμβούλιο δεν έχει Έλληνα μέσα. Οι μετοχέ είναι του Ρότσιλντ. Άσε τι είναι το διοικητικό. Ναι, ναι, ναι. Ακόμα και αυτό Α, Λοιπόν. Ξέρει τι μου είπε ένα πριν από τέσσερις-πέντε μέρε και δεν είχα το χρόνο να το ε, ε, ελέγξω αν είναι ακριβέ. Ναι. Ότι έκανα νόμο και θα απαλλάσσονται τη φορολογία όλε οι τράπεζε. Μα πετάχτηκε ο Δραγασάκη προχτέ και είπε ότι θα πάμε για ανακεφαλαίωση. Αν και. Ά, αυτά. Άλλο κόλπο τώρα. Άλλο εκείνο. Δεν φορολογούνται όλε πλέον. Γιατί, Γιατί έπρεπε να μην πληρώνει φόρο και η Πυραιό που είναι Εβραϊκή. Και για να μην κάνουν μόνο για την Πειραιώση, δεν είχαν τρόπο να τη βάλουν, απίλαξαν όλες τις τράπεζε και πάει. Πληρώνουν μόνο οι φτωχοί Έλληνε φόρου. Οι πλούσιοι Έλληνες δεν πληρώνουν φορό. Ναι. Γιώργο μου. Ναι, το ξέρω αυτό. Το ξέρεις. Λα, και ξέρεις δάει. ότι κάποιος πολιτικός από τους μεγάλους που είναι γνωστοί στην Ελλάδα, πριν από τέσσερα χρόνια έβαλε 80 ακίνητα δικά του αλλά εγώ είπα επίσημα στην τηλεόραση ότι δεν μπορεί να έχει ογδόντα δικά του, θα βάλει και των φίλων του και των συγγενών του. Ναι. Στο Κι και δεν πληρώνουν ούτε αυτοί φόρο. Αριστερό θα είναι αυτό. Ε, ναι, ναι, μωρέ. Υπερέγεινα όμω. Λοιπόν, λέει εδώ ένα φίλο μου, το βάλει στο πριβέ για να λέω το όνομα του. Η οικονομική κυριαρχία παραδόθηκε με την ίδρυση του κράτου με το όνομα Γρακία, Παύλα Γκρι, Ελλάδα για το λαό δηλαδή. Με το άλλο όνομα, δεν, με άλλο όνομα δεν επέτρεπαν την ίδρυση του κράτους αυτού Η εδαφική κυριαρχία είναι στο λαό από την ίδρυση του κράτους Τον λαό τον εκπροσωπεί η κάθε κυβέρνηση Μου γράφει εδώ ο φίλος Γι' αυτό μας λένε έτσι ενώ έπρεπε να μας λένε Έλληνες ε, ε, ε, ε, Ελλάς Τώρα, έχει αρχίσει, τώρα ο ο... έχει αρχίσει και φοριέται σε κάτι τώρα, αθλητικές μπλούζες Τώρα μλούζες. μια που μου έξισε στην πληγή άκουτα Κύριε μου. Και δεν φορολογούνται λέει, οι Εβραίοι, λέει, λέει ένα φίλο, επειδή είναι καλοί άνθρωποι. Ακριβώ. Αυτό λέμε. Άρα τα κόμματα, τα μόνο από αυτό τα βγάζει. Δεν χρειάζεσαι πολλέ αποδείξει. Ναι. Δεύτερον, δεύτερο, ο κύριο αυτό δεν είπε όλη την αλήθεια. Είναι μέρο τη αλήθεια. Μπορεί αυτό να ξέρει μόνο ο άνθρωπο. Ναι, αλλά έπρεπε να πει όλη την αλήθεια να την πω εγώ τώρα για ναι. να τη μάθουν οι Έλληνε. Ε, να την πει, βέβαια. Γιατί δεν μα βάζαν με όνομα και μα έβαλαν με το. Γκρεκία. Γκρέτσια. Ναι. Διότι εκείνη... αυτό στην Αγγλική ναι. θα πει λερωμένο άπειτο βρωμιάρη για να μα λένε του Έλληνε ε, ε, ε, το, στο εξωτερικό βρωμιάρηδε. Με Ρε... τη λέξη βρωμιάρη. Ναι. ναι, αυτό θα πει. Γκρεκό. Γκ, είναι άλλο, άλλο τον γκρεκό. Γκρέτσια. Ναι. ναι, με την έννοια των ναι, ξένων ναι. το λέω ναι, τώρα. Των ξένων. Λοιπόν, άκου να δει. Η πρώτη δουλειά που θα γίνει αν αναλάβουν Έλληνε στην Ελλάδα αυτή θα απαγορεύσουν τη λέξη αυτή να ονομαζόμαστε διεθνώ. Θα ονομαζόμαστε Έλληνες και Ελάς. Σκέτο. Ναι. Έτσι πε το φίλο σου. Ναι, αλλά μη μας Το πονε... έχω στο πρόγραμμα εγώ αυτό. Μη μα πούνε φασίστε. Ε, καλά αυτό. Που θα υποστηρίζουμε το και λέμε Ελάς; ε, ναι. Α, βέβαια. Βέβαια, θα μα πούν φασίστε. Λοιπόν, άσου να ε... μα πούν Αλλά όχι να μα ευρωμπιάριδε. Το... Πήγε φίλος μου στο εξωτερικό, ναι. στην Αμερική. Ναι. Και όταν πήγε εκεί και ε, μιλούσε στο τραπέζι, ναι. λέει, από πού είσαι εσύ, εγώ είμαι Γκρίς. Ναι. Φου, κάνει ναι. αυτός, ναι. ο ένας από Λέει, τι, λέει, τι θα πει αυτό. Και αυτός του εξήγησε ότι θα πει, βρωμιάρης. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή βρωμιάρηδες μας ονομάζουν. Και, και το δέχονται και η Ακαδημία Αθηνών Με πονάει για την Ακαδημία Αθηνών Δεν πήρε μια σωστή ελληνική θέση Πότε πήρε θέση μωρά Γιώργο Ποτέ δεν πήρε Ναι αλλά κάποιος είπε ότι την ίδρυσε ο Ροκφέλερ. Την Ακαδημία Αθηνών ja, Μάλιστα Αυτό δεν το ξέρω Α, Και εγώ δεν το ξέρω, αλλά το άκουσα Αλλά από αυτού που βλέπω μέσα ακαδημαϊκούς που κατά Ναι ε, εντάξει, λέω να πάω να κοιμηθώ τώρα για να μην χάσω τον ύπνο μου. Ακριβώς Ακριβώ. Στρατηγέ λέει όσοι βγαίνουν στην τηλεόραση για να γίνονται αυτά που είπε, ναι. ανήκουν στην elite και δεν εννοεί τι φρυγανιέ. Αντιλαμβάνεσαι. <Συσχεδά> ε... Ο Στάτσε τη Γαλλία λέει τον μπερδεύει το γκρι ναι. με το γκρι που θα πει λίγδα. Λίγδα θα πει. Ναι, αλλά αυτό είναι γκριζ, όχι γκριζ. Το έχουν κάνει έτσι αυτοί, ώστε να εννοείται αυτό. Μπορεί, μπορεί. Οι ξένοι. ξένοι, μπορεί. Ναι. Εντάξει. Ναι. Δεν λέω όχι. Λοιπόν, όλοι είναι λέει βολεμένα ανθρωπάκια, η Ακαδημία Αθηνών είναι ανύπαρκτη. Ανύπαρκτη. Ναι. Λένε εδώ όλοι. Για να δω τι άλλο παίζει εδώ. Χαμό γίνεται. Δεν θέλουμε να φύγει. Θα εδώ που κάθεσαι. για λίγο. Πάω ένα τραγουδάκι, να πάρει και ένα, μια ανάσα ο στρατηγός, να πει και ο Γκάνερο, αγαπητοί φίλοι. Εμείς ροκάρουμε εδώ, να ξέρετε. Αλβεντο14.com, στρατηγός Γεώργιος Αϊφαντής εδώ και θα πούμε ποιο συγκεκριμένα πράγματα τώρα για το Μακεδονικό, περιμέντε. Εδώ είμαστε λοιπόν αλμπέντο 14. Ακόμα. Άγνωστοι επισκέπτε κάθε Κυριακή βράδυ μετά τις 8, αγαπητοί φίλοι, εδώ. Στρατηγός Γεώργιο Εφαντή, σήμερα κοντά μας Να πούμε ότι είχαμε και μια ε, παρεμβολή, ένα τηλεφώνημα στον αέρα με το, από τον Γκόστα του Γεωργίου. Θα γίνει μια εκτίλωση το Σάββατο για την ελληνική γλώσσα. Περισσότερα θα αναρτήσω κι εγώ αφού μου στείλει όλο το κείμενο ο Γεωργίου Και παρεπιπτόντος υπάρχουν βιβλία του Γεωργίου εδώ Μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο 6988012839 Να στηρίξετε τους ερευνητέ που τα βγάζουν μόνοι του για όλους αυτούς τους λόγους Όπως και κάποια βιβλία που πλέον είναι συλλεκτικά Του παρισταμένου εδώ συνομιλητή μα του αγαπημένου του Γιώργου του Αϊφαντή να παίρνετε βιβλία των ανθρώπων που έχουν Μείνει όρθιοι Ανεξαρτήτως καταστάσεων Και ηλικιών Λοιπόν μην λέω άλλα Ένα δεύτερον ας ανοίξουν κάποιοι το σύστημα Να μπορούν να συνεχθούμε Ξέρουνε αυτοί που με ακούνε τώρα Να μπορέσουμε να συνεχθούμε Γιατί έχουν κλείσει τα πάντα εδώ Τα, τα λούκια Και το τρίτον είναι Επειδή είπαμε πολλά έχει πει πάρα πολλά συνδεφίδες σε λόγον Λοιπόν υπεγράφει μία συμφωνία Μάλιστα Πάτω από την αρχή εσύ που μου λες να πούμε για τον Σκοπιανό και πες τι συνέβη και έγινε αυτό και που πάει η βαλίτσα είναι το χειρότερο που πάει η βαλίτσα εδώ θα γίνει τη κακομήρας με τα ονόματα τα εμπορικά σήματα ο κλπ Ο και είναι δεν θα προκάνομαι Θα προκάνομαι. Θα φροντίσω να είμαι σύντομος αγαπητή μου ακροατέ και χαρτί και μολύβ και γράψτε το Μακεδονικό εγεννήθη το 1878 μη σας δεν είναι σημερινό ούτε πριν από 50 ή 100 χρόνια είναι από πολύ περισσότερα χρόνια ναι. το Μακεδονικό με τη συνθήκη του Βερολίνου λοιπόν τότε αναγνώρισαν τρία ανεξάρτητα κράτη στην Ευρώπη γιατί είχαν αποφασίσει να τεμαχίσουν την Αυτοκρατορία την Οθωμανική, τη Ρουμανία, την Σερβία και το Μαυροβούνιο. Και ως ένα ήμι ανεξάρτητο πριγκυπάτο τη Βουλγαρία. Ναι. Το ιερατείο των Σιωνιστών ήθελε να κάνει την Μακεδονία... Κράτος Εβραϊκό ναι. Και κατόπιν αυτού Ποιο, ο, ξα... Άτσε είσαι υποπτός Ξαναπες το το, το ήθελε να, Ποιος ήθελε να κάνει το κράτος Το ιερατείο Το σιωνιστικό Συνεχίζεις Όχι θα τα λες για να σου δίνω την άδεια να πήγαινες παρακάτω ναι. Λέγες Ευχαριστώ. Με την έννοια, με την έννοια λοιπόν. πια, να, βάλαν... να πιάνουν τις λέξεις φίλοι Ακριβώς. Για να μπορούν να τις σκέψεις Και βάλανε ένα βούλγαρο Ο οποίο έκανε τον Μακεδόνα Ου... και ήθελε το κράτος του να γίνει ελεύθερον και Τότε και λοιπά δε για δε... όσους δεν γνωρίζετε στη Μακεδονία ήταν άνω του 30% ευραίοι στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονή. Θεσσαλονίκη στη Θεσσαλονίκη άνω των 100 ευραίοι μα τώρα η γνωστή αυτή αγορά, Ναι αγορά ναι, ναι. Μοντιάνο λέγεται ναι όλες και ανακατασκευάστηκε τη φτιάξαν ναι. Μοντιάνο να κροταφία και λοιπά. Και τα λοιπά Δεν κακό. Λοιπόν, μέχρι, εδώ, μέχρι εδώ δεν κακό. Όχι, εδώ όχι, δεν όχι, αυτό κακό. δεν είναι κακό. Αυτή δεν είπες oh, ναι, κακό. Μην παρεξηγηθούμε α, α, όχι. Λοιπόν, πάμε. Και αυτός λοιπόν ζήτησε επίσημα την αναγνώριση. Μετά προχωράμε στο 1912 ο Πέπο Μαλάχ ο Εβραίος αρχηγάρδηνος Θεσσαλονίκη και Το επάνγελμα έκανε άρθρα τα οποία δημοσίευε σε εφημερίδες του Παρισίου στο Παρίσι δηλαδή αρχικά ναι. και μετά και στις άλλες μεγάλες πρωτεύουσες της Ευρώπης ναι. που έλεγε ότι η Μακεδονία πρέπει να γίνει ανεξάρτητο κράτος όχι εβραϊκό, βέβαια ανεξάρτητο, ανεξάρτητο κράτος άλλο ανεξάρτητο Μακεδονικό. και άλλο εβραϊκό, άλλο. άλλο. Ναι. Λοιπόν, ανεξάρτητο κράτος Μακεδονικό μετά άρχισαν οι Εβραίοι από την Ουγγαρία και την Πολωνία... να γράφουν στις ευρωπαϊκές εφημερίδες το ίδιο θέμα... και το 1923 η Κόμιντερν... που έγινε υπεχρέωση τους Έλληνε κομμουνιστάς... να υιοθετήσουν το ανεξάρτητο κράτος της Μακεδονίας. Από τότε οι Έλληνε, πιστεύουμε... ότι οι κομμουνιστές θέλουν το ανεξάρτητο κράτος της Μακεδονίας. Yeah. Αυτή είναι η εξυπνάδα... Των κατακτητών Ακριβώς Του παγκόσμιου κατακτητή Βάζει σε άλλον Τις δικές του Γνώμες και ναι. τη, τα δικά του σχέδια Και μετά λέω ότι το, έκανα, εγώ αυτός το Όχι, έκανε εγώ αυτός το έκανε Βαράτε τον Βαράτε αυτόν ναι. λοιπόν, Το 23 κύριε μπήκαν για πρώτη φορά Οι εβραίοι Οι εβραίοι, οι κομμουνιστές Στο να ζητάνε το κράτος της Μακεδονίας ελεύθερο Μέχρι τότε μόνοι εβραίοι το ζητούσαν ναι, αυτά έχουν γραφτεί και στο Ριζοσπάστη τη εποχής Λοιπόν, το, από το 23 και μετά. Μάλιστα. Το 24 ο μάζεψε του υπουργού του Υπουργικού Συμβούλιο και του έδωσε εντολή σύντομα να εργαστούν συγκεντρωμένα όλοι και να ιδρύσουν αυτόνομο Κράτος στη Μακεδονία στη, με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Σε τρει μήνε πέθανε ο Λέλην και έμεινε το σχέδιο. Από εκεί και πέρα είναι γνωστά Και σας παπαγάλιζουν Τα από εκεί και πέρα και γνωρίζετε Μέχρι εκεί δεν τα γνωστά γνωρίζετε Γνωστά σε αυτού που έχουν ψηλοδιαβάσει Στη νεολαία, στους καινούριους Στη γενιά την προηγουμένη δεν γνωστά Α, Ακριβώς Εγνωστά. Επομένως 1878 συνθήκη Βερολίνου Είναι οι ρίζες Του κράτους Της Μακεδονίας Ωραία. Λοιπόν πάρα Το ιστορικό κομμάτι είναι αυτό, αυτό. Πάμε στα τρέχοντα Τώρα πάμε στα τρέχοντα για να πάμε στα τρέχοντα. Στα τρέχοντα κομμάτια είναι το ότι βγάζονται πάρα πολύ οι κοσμοκράτορες να κτίσουν τώρα κράτος μακεδονικό. Γιατί. Διότι η Ρωσία καλό ή κακώς, άρχισε να εξοπλίζει τη Σερβία. Η Οι Σέρβοι το φέρουν βαρύ που τους έδιωξαν οι Κωσοβάροι από το Κόσοβο. Ναι. Το κοσυφοπέδιον, ελληνική Κοσ... λέξη. Α, μπράβο, κοσυφοπέδιον. Λοιπόν, και θέλουν να ξαναεπιστρέψουν. φοβάται δε ότι θα κατεβούν και στα Σκόπια, γιατί το 30% των κατοίκων των Σκοπίων είναι Σέρβοι. Κοντά στο μικρόφωνο. Ναι. Εκεί. Λοιπόν, το 30% των κατοίκων Των κατοίκων των Σκοπίων του κράτος αυτού είναι Σερβία. Σωστό Και επειδή φοβάται αυτό θέλουν να αναγνωρίσουν αμέσως επίσημα το κράτος των Σκοπίων Γιατί δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα σαν κράτος ακόμα Μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε Μέχρι τη στιγμή που μιλάμε Για να το βάλουν και στο, ΝΑ, στο ΝΑΤΟ Και στον ΟΗΕ Για να μην δίνεται η Σερβία να επιτεθεί Ναι Μπράβο εδώ, Αυτή σε, την σε προδοσία δίνουμε. Επιπλέον όμως Συνέβη κι άλλο Τον τελευταίο χρόνο ναι. Έχασε ο, ο Ρότσιλντ Την επιρροή του Που είχε στο κράτος του Ισραήλ Α, γελέγε Και θέλει τώρα Νέο κράτος στη Μακεδονία Για να είναι υπό τον Σόρος Και να το διοικεί ο Ρότσιλντ Α Άρα λοιπόν πάει να αποκτήσει καινούργιο κράτος ο Ρώστης, δικό του. Δεν μπορεί να κάνει χωρίς να έχει ένα κράτος δικό του που να το διοικεί και να βάζει μέσω αυτού τα όνειρά του να τα εκπληρώσει. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο αυτό να υπάρχει τόση πίεση και να πέσει τόσο χρήμα. Το ωραίο όμως είναι το εξής. Οι με βρεθήκαμε τυχεροί. Διότι αυτοί που έγραψαν τη συνθήκη των Πρεσπών ήταν, δεν θα πω αγράμματοι αλλά δεν ήταν πολύ προβλεπτικοί. Δεν πρόβλεψαν καλά να συντάξουν τη συνθήκη. Και έχουν κάνει ορισμένα λάθη. Σήμερα η εφημερίδα «Ελεύθερη ώρα» δημοσιεύει ένα άρθρο του Γιάννη Χαντζιζίση είναι δημοσιογράφος Θεσσαλονίκης ναι. τον συγχαίρω τον άνθρωπο αυτόν τον πήρα γιατί είμαστε γνωστοί και φίλοι και του Σινεχάριν τον πήρα τηλέφωνο διότι έγραψε κάτι που άλλοι μέχρι τώρα δεν προφτάσαν να το δουν και δεν το έδωσαν σημασία στη συνθήκη των πρεσπών ναι. στο άρθρο 2 νομίζω τάδε παράγραφο γράφει ότι η συνθήκη αυτή θα είναι έγκυρος εφόσον ψηφίσει ο λαός των Σκοπίων ότι την αποδέχεται ως, δικά, ως, ως ορθήν. Ναι. Σε δημοψήφισμα. Όταν το δημοψήφισμα των Σκοπίων, τι έγινε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι το δημοψήφισμα των Σκοπίων δεν πήγανε Ντόπιοι κάτοικοι να ψηφίσουν και ψήφισε ένα ελάχιστο. Ένα, ναι, υπουργικό ένα υπουργικό. ποσοστό ελάχιστο. Και δεν το υπογράφει και ο πρόεδρος του. Και, δε, και δεν το έχει υπογράψει το πρόεδρο. Ναι, τι είναι αυτό το κόλπο. Και, δε, δε. και δεν είναι νόμιμη η συνθήκη και η δική μα είναι τόσο προδότη έγινε. Την υπέγραψαν με δύο χέρια. Και εκείνο που δεν περίμενα να υπογράψει είναι... και θα το έχει βαριά η ψυχή μου είναι ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ε, αυτό τώρα γιατί έσπεψε από... με ποιο... Και με ποιο δικαίωμα, κύριε πρόεδρε. Εγώ, αν, αν δεν έχει δει τι δικέ μου εκπομπέ, τι Κυριακέ, τι προηγούμενε. Έχω δει μερικέ, όχι όλε. Όχι όλε. Οι τελευταίε εκπομπέ μου λέει ότι για να σωθούμε και να μην σταθεί το κράτο αυτό το μακεδονικό, ναι. θα πρέπει ο πρόεδρο τη Δημοκρατία μα να παραιτηθεί εφόσον. Κανεί από τα κόμματα δεν παρετείται. Εάν παρετεί το πρόσεξε με καιρό, ναι. ένα κόμμα οποιοδήποτε σε ακούω. και χείριβανε θέσει και η, η, η ενέργεια και η εφεδρική βουλευτέ ναι. να παρετούνται όλοι οι βουλευτέ. Ναι. Πήγαινε πιο κοντά στο μικρόφωνο γιατί εγώ σε ναι. βλέπω να Α. ακούγεσαι. Ναι, ναι, Είναι σημασία. Λοιπόν, ό, ό, όλοι οι βουλευτέ τότε θα γινόταν εκλογέ στι θέσει που χείρεψαν τοπικέ τοπικές. Οι τοπικέ. Αλλά θα έμπαινε μια καθυστέρηση. Ό, ό, όχι μόνο μόνο μια καθυστέρηση, αλλά οι άρση στοπικές εκλογές, το κόμμα του Τσίπρα που κυβερνάει, δεν έπαιρνε 34% και άνω που, που κυβερνάει. Ή, που, είχε, που είχε. Και έπαιρνε 30 έστω, θα το δεχόμασταν. Όμω έπαιρνε κάτω το 25% που θα έπαιρνε κάτω και το 20% έχανε τη διαδηλωμένη βάση του συντάγματος και ήταν υποχρεωμένο να παραιτηθεί και να γίνουν εκλογέ. Άρα. Αν ένα κόμμα παρετεί οποιοδήποτε αυτά που τα ελληνικά δεν είναι ναι, κανένα ναι, ελληνικό ναι. και γι' αυτό εγώ λέω με θάρρο και δεν μπορεί κανεί να με κατηγορήσει, δεν είναι ελληνικά κόμματα. Είναι κόμματα που έκανε το κεφάλαιο και υπηρετούν τα καθήκοντα τα, και τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Και πάει. Και γυρίζω και προ τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Και λέω, πρόεδρε μου, εφόσον δεν παρετούνται αυτοί, να παρετηθεί εσύ. Ναι. Οπότε θα γίνουν εκλογέ για να βγει πρόεδρο τη Δημοκρατία. Δεν έχει δικαίωμα η Βουλή αυτή να εγκρίνει νέον πρόεδρο. Πρέπει να βγει νέα Βουλή. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο, Γιώργο, α, για α, να το πω. Α κόψει συλλογισμό. Μην κόψεις και, το συλλογισμό. Λοιπόν, άρα, πρόεδρε μου, έτσι κι αλλιώ θα γίνουν εκλογέ. Εάν επιτέλου δεν φτάνει στο σημείο τη παρετήση, μην υπογράψει τη σύμβαση. Διότι είναι αντισυνταγματική. Ναι. Το αρ... Ο Κασιμάτης, ο συνταγματολόγος ναι. Πριν πέντε μέρες, έξι Έγραψε στην, στον ελεύθερο κόσμο πάλι ναι. Στην ελεύθερη ώρα Ότι Είναι τρία σημεία που η συνθήκη είναι αντισυνταγματική Ένα, δύο, τρία ναι. Εγώ λέω κύριε πρόεδρε δεν τα ξέρω αυτά να τα πω Σαν συνταγματολόγο και τα τρία Ξέρω ένα ναι. Το άρθρο 28, Γιώργο μου, ναι. παράγραφος 2, ναι. λέει ότι δύναται η Βουλή, προσεξέ με να δεις, δύναται η Βουλή να ψηφίσει την συνεργασία ή οποιασδήποτε παραχωρήσεις προς άλλο κράτος για να κάνουμε συμμαχία και λοιπά και λοιπά, ναι. αλλά πρέπει να έχει τα τρία πέμπτα της δυνάμειος των βουλευτών. Δηλαδή 180. 180. Yeah. Yeah. Ούτε ένα κόμμα δεν ζήτησε τις 180 Δεν τρέπονται Ένα είναι αυτό Δεν τρέπονται Ένα, ένα αυτό και ένα ο πρόεδρος, ο πρόεδρος Άρα υπάγραψε... είναι αντισυνταγματικό Περίμενε ο πρόεδρος υπογράφει κείμενο που από το άλλο κράτος που έρχεται δεν έχει την υπογραφή του ομολόγου του μόνο αυτό Και το ότι όταν το σύνταγμα είναι ρητό το δικό μας το άρθρο 28 παράγραφος 2 Ότι πρέπει να είναι 180 βουλευτέ Λοιπόν και ψήφισαν 153. Πώ το υπογράφει, Δεν είναι δοσύλογο ο πρόεδρο μα. Ε, άμα έχει δώσει το λόγο του, και έχει δώσει το λόγο του στο αφεντικό που τον διόρισε. Ε, το σύλλογο θα πει: Έχω δώσει το λόγο μου. Α, ε, ε ναι. Ετοιμολογικό ε, ναι. αυτό θα πει. Φτάσουμε, συγχωρεί, έχει ορκιστεί να τηρήσει το σύνταγμα. Ναι. Δεν το τήρησε. Τέλο πάντων, η συμφωνία Α, α, α σιγούρως, Από πολλού που παρακολουθώ, εντό και εκτό Ελλάδο, είναι πολύ εύκολο να καταπέσει. Θα καταπέσει σίγουρα δεν γίνεται θέμα ναι. Και όπως λέμε ούτε οι Ρώσοι ούτε οι Αμερικάνοι Θα την αναγνωρίσουν Δεν θα, το, δεν θα πετύχει το σκοπό τους Έτσι ή ε, Εδώ έχουν βγει οι Βούλγαροι και είναι πιο Έλληνες από εμάς Λέει δεν περνάει Μακεδονία λέει δεν υπάρχει αυτό Όχι μόνο αυτό λένε οι Βούλγαροι Αλλά η γλώσσα που μιλάτε είναι η δικιά μα. Ναι. Δεν είναι μακεδονική Άρα μα, Η δική μας είναι όχι πρόοδο της είναι, Ούτε για δεν κάνουν Oh. Και όχι, όχι μόνο αυτοί που ψήφισαν τη συμφωνία, αλλά και οι άλλοι βουλευτέ που δεν ψήφισαν, διότι δεν παρατήθηκαν. Έπρεπε να παρατηθούν, κύριε. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, ε, βάζω ένα τραγουδάκι δύο λεπτών μόνο ναι. για μια ανάσα και θα μα πει μετά λίγο πάλι περί του κόμματο που ζητάνε ποιο είναι το δικό σου και λίγο τα πατριωτικά και ακλίσουμε Να σε αποδεσμεύσω ναι. για να πας πει ναι. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Ωραία. Δύο λεπτούγια είμαστε εδώ. Στρατηγό Αεφαντή Γεώργιο αλπέτω 14.com. άγνωστή επισκέπτε. Άρα λοιπόν, τι ωραίος κόσμος λέει ο Louis Samsung. Αγγελικά πλασμένος Βλέπω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 Λοιπόν από εδώ ότι αύριο θα βγάλουμε ζωντανά από την κλινική στην οποία κάνει τις της φιλενάδα μας η Μαρία Ιτζάνη και στι 10 θα βγάλουμε τη, νάτι, την Νάντι του Παπαμίτσου να το στούντιο τη Κρήτη. Έχουμε λοιπόν σήμερα εδώ κοντά μα τον στρατηγό των Αεφαντίων. Οδεύουμε προ το τέλο γιατί πρέπει να πάει για σπίτι. Και θα τα πούμε εμεί μετά. Να βάλω επανάληψη. Εγώ την εκπομπή. Το ένα είναι αυτό και το άλλο στρατηγέ μου επειδή ρωτάνε γιατί είσαι πολιτικό. On, ναι. Να πεις τα του κόμματος που έχεις, πώς ναι. λέγεται, πώς κινείσαι ναι. και ότι πρόκειται να έχεις τις συνεργασίες που είπες πριν και θα δούμε σύντομα Α, τα τέκνα. Τε... Ναι. Παρακαλώ. Εγώ το, το πολιτικό φορέα που εκπροσωπώ δεν το ονομάζω κόμμα αλλά ε, πολιτικό φορέα, έθνη γερσία. Τι θα πει αυτό. Το κόμμα είναι ένα κομμάτι του λαού. Η ιδέα είναι για όλο το λαό. Εγώ ασχολούμαι και αγωνίζομαι ως ιδεολόγος. Για να λάβω όμω μέρος στις εκλογές έπρεπε να το οργανώσω και σαν κόμμα. Και έτσι από ανάγκη το οργάνωσα και σαν κόμμα. Ναι. Λοιπόν, αλλά αγωνίζομαι για την αλήθεια και για την ελευθερία του ελληνικού λαού γιατί ζει σκλάβος και μάλιστα με βαριά δεσμά τελευταία. Αυτό στο πρόσωπός τουλάχιστον νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν το πιστεύει ή δεν το ξέρει. Ναι. Γιατί έβαλα το όνομα Εθνεγερσία ναι. Η Εθνεγερσία Με την επανάσταση Διαφέρουν βασικά ναι. Δηλαδή στη Λιβύη Έγινε επανάσταση Ένα κομμάτι του λαού έριξε τον κατάφη Και ανέλαβε αυτό τη διοίκηση Στην Αίγυπτο Με το μακριχεράκι του Δεν έχει σημασία ωραία, ωραία, έγινε ωραία, ωραία, ωραία. Στην Αίγυπτο έγινε επανάσταση Του λαού Και έριξαν την κυβέρνηση εκείνη Και την ανέλαβαν κάποιοι άλλοι Μάλιστα οι Παλαιστίνοι δεν κάνουν επανάσταση Κάνουν εθναιγερσία Αγώνα Α, Εθναιγερσία Όλος ο λαός αγωνίζεται να διώξει τον κατακτητή ναι. Να πετύχουν λευτεριά Ό, Όχι κόμματα Ό, Όχι κόμματα Εθναιγερσία ναι, ναι. Το 1821 οι Έλληνες Δεν κάνανε επανάσταση Τι γράφουν τα βιβλιακοί ιστορικοί ιστορική. Παλιγενεσία κάνανε Κάνανε εθναιγερσία Εθναιγερσία, εθναιγερσία. Και επειδή η εθνεγερσία Έλληνε το 1821 δεν τελείωσε, διώξαμε μεν τους Τούρκους, αλλά, αλλά το 31 που δολοφονήσαν του Καποδίστρια μπήκε αμέσως άλλος κατακτηθεί στο κεφάλαιο, στο σβέρκο των Ελλήνων, εμείς ονομάσαμε εθνεγερσία και συνεχίζουμε τον αγώνα του 1821 για την ολο... ολοκληρωτική ελευθερία των Ελλήνων. Επομένως άλλο κόμμα, άλλο εθνεγερσία. εθνεγερσία, τελείωση. Εμείς είμαστε ιδεολογία και προχωράμε να ελευθερώσουμε την πατρίδα. Αυτό που δεν τελείωσαν το 1821 οι πατέρες μας με το αίμα το οποίο χύσανε. Και υπόψη ότι και στην εθνεγερσία αυτή, επειδή εγώ είμαι πρόεδρος, να γνωρίζετε Έλληνε ότι τη μάνα μου... Πήγε και σκοτώθηκε το 1944, 25 ε, 15 Αυγούστου, τη μέρα της Παναγίας την ώρα της Ανατολή του Υγείου, εθελοντικά για να ελευθερωθεί η Ελλάδα. Η παμάνα πρόσεχε, όχι, παιδί μου, μου λέει. Η πατρίδα από πρέπει να ξέρει. Από πού είναι η σου, Γιώργαρα. Ε ναι, από ένα χωριό του Δομούκου, από τη φιότητα Από ένα χωριό του Δομούκου. Λοιπόν, Ε. Και εγώ είμαι τραυματία στον πόλεμο, κύριε. Για να έχουμε ελεύθερο κράτο σήμερα. Αλλιώ, αν δεν πολεμούσα εγώ και ορισμένοι άλλοι, δεν θα είχαμε κρίση. Είσαι και κράτος. λόγω ηλικία είσαι μπαρδοκαπνισμένο. Οι άλλοι τώρα που το παίζουν από τον καναπέ, αντιστασιακοί, τι θα πούμε τώρα. Θα Για να είναι ένα αντιστασιακός, αντιστασιακό, θα πρέπει να είχε κάνει κάποιου αγώνε, Γιώργο. Ναι, σωστό. Είτε πολιτικού, είτε με. Το χρήμα του, είτε με την το ιδέα του, είτε με τα βιβλία του, ναι, είτε με, με τα άρθρα του. Με κάποιο λόγο. Με, με, κάποιο, με κάτι να έχει αγωνιστεί στην, στον ίδιο δρόμο. Ναι. Δεν μπορεί ο καθένας να παρουσιάζεται τώρα και να βρίζει δίθεν του άλλου και να τον θεωρήσει ότι είναι πατριώτη. Από ναι, πού και ω που είναι. Ναι, ναι. Τι αγωνές έκανε, πόσα λεφτά ξόδεψε. Ξέρει ότι δεν έχω χρηματοδότη και ότι όλα τα έξοδα του κόμματό μου ή τη κινήσεω την οποία κάνω είναι δικά μου και από του συμμετέχοντε φίλου από την τσέπη του. Το ξέρω. Ένα φίλο μου από την τσέπη του μόνο με βοηθάει. Κανένα άλλο. Το ξέρω, παιδί μου. Όλα τα άλλα είναι δικά μου. Το ξέρω. Πόσα αυτοί που κάνουν τον πατριώτη. Από τα δικά του λεφτά. Ε, Παίρνουν επιδοτήσει. Λοιπόν, εγώ όμω είμαι τυχερό διότι τα παιδιά μου, έχω τρία παιδιά, δύο κο, κορίτσια ένα γόρι. Είναι τακτοποιημένα όλα ηχογενειακά με σπίτια δικά του όλα. Δεν έχουν ανάγκη να τα ενισχύσω και έτσι μου μένει όλη η σύνταξή μου που ανήκουν στου υψηλό συνταξιούχους ναι. λοιπόν μου μένει όλη η σύνταξή μου και τη διαθέτω ολόκληρη Το γνωρίζω ναι. Λοιπόν ο Χάρης από Θεσσαλονίκη ο, σε ρωτάει γιατί όλοι θέλουν τη Θεσσαλονίκη να είναι δική τους διότι από, την είναι, σε ρωτάνε. διότι από τη Θεσσαλονίκη Όποιος κατέχει τη Θεσσαλονίκη Δύναται να ρυθμίζει Την οικονομία των κρατών Της Νοτίου Ευρώπης Και δι τη Βαλκανική. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς ναι. Και όταν τη Θεσσαλονίκη την πάρουνε Αυτή Δεν θα είναι όπως είναι σήμερα κύριε Θα κάνουν ναι. τον άξονα Από το Δούναβι Και τον Αξιό Και θα έρχονται τα Ποταμόπλια από την Ευρώπη και θα μεταφέρουν όλα τα εμπορεύματα και τα υλικά και προ τι ξένε χώρε, αλλά και από τι ξένε χώρε θα πηγαίνουν. Θα γίνει κόμβος η Θεσσαλονίκη. Είναι όνειρο η Θεσσαλονίκη. Ωραία, ρε παιδί μου, αυτό να γίνει. Να αναπτυχθεί αυτό. η περιοχή, να γίνουν ναι. βαπόρια, λιμάνια, τρένα, ο Δούναβι να κατέβει κάτω. Γι αυτό, το φτιάχνει. όνομα, δηλαδή δεν θα περνάει το ποτάμι άμα λέγεται Μακεδονία, και άμα δεν λέγεται θα είναι αλλιώ. Δηλαδή, το όνομα ναι, τη δουλειά ναι. έχει με τι business. Κάτι άλλο παίζει, ας την στην άκρη, την ξέρουμε, 15 χρόνια, 20, 30. Και, και, και θα φτιάξουν καλύτε. το ποτάμι και οι δάτουν τους δρόμους ναι, Δηλαδή αλλά... αν λέγεται ε, πλατεία ομονίας σε κατάλαβα, σε κατάλαβα. παίζει άλλο και αν λέγεται απαντήσω, έτσι λέγει κατάλαβα, Θα σου απαντήσω αμέσως. Ναι. Μα δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι τεμαχίζουν την Ελλάδα, φέρουν τα σύνορα της Ελλάδος στον ΩΥΜΟ και δίνονται ευκολότερα... Να εκπληρώσουν τα όνειρά του οι Έχει πάρει λέει άδεια από το όρο μου, λέει να σου φιλοσοδοξω τώρα. Α είναι να τελειώσω τούτο. Λοιπόν, και είναι ευκολότερα για αυτού να διώξουν του Έλληνε από την Ελλάδα τελείω. Θα κοπανήσουν εκατομμύρια αλλοδαπού και θα του πούν του Έλληνε: Θέλει να ζήσει καλά, πάρε τόσα λεφτά και πήγαινε σε ένα άλλο κράτο. Ε, και θα μα διώξουν, διώξουν από εδώ. Γι' αυτό, τους... Γι αυτό θέλουν να κάνουν ανεξάρτητο κράτο στη Μακεδονία. Για αυτό φέρουνε τους σκουρόχρωμους εδώ ε, Γι' αυτό τους φέρω. Ακριβώς ε, για να θα... αγιώσουν τον πληθυσμό μας Ωραία ρε μου και πού θα πάει αυτό το πράγμα τώρα Δηλαδή το βλέπουμε και εξελίσσεται μπροστά Σ... στα μάτια μας Όσα σχέδια έβαλαν μπρος, οι Σιωνιστε, Τα τηρούν μέχρι σήμερα Αρκεί να σκεφτείτε άνθρωποι που με ακούτε Το 1570 Ο Ιωσήφ Ναζί Έγραψε το χάρτη του μεγάλου Ισραήλ και μέσα σε αυτό πέραν τις χώρες που έχει βάλει στη Μέση Ανατολή έχει βάλει την Κύπρο και την Κρήτη. Πέρασαν τόσα χρόνια άνθρωποι για σκεφτείτε και σήμερα ακόμα το Κυπριακό το έκαναν να βγάλουν τους Τούρκους εκεί για να φύγουν οι Έλληνες και να διώξουν μετά και τους Τούρκους. Είναι εύκολο σε αυτούς να τους διώξουν τους Τούρκους ναι, όντως. Γιατί την Τουρκία τη δικούν σαν στα δάχτυρα την παίζουν ναι, παίζουν ναι, ναι, οι Σιωνιστές Λοιπόν για να το προσαρτήσουν στο Ισραήλ Αλλά και στην Κρήτη από το 1888 δημιουργήθηκε η οργάνωση να γίνει ανεξάρτητη Για να προσαρτηθεί στο Ισραήλ Είδε ότι δουλεύουν με 200 χρόνια μπροστά. Με και εμείς... περισσότερα. Και εμεί δεν βλέπουμε το, το άλλο είναι από το 500. Και βλέπουμε τη μα Από το 570 το σχέδιο του Ιωσήφ να ζει. Και πάνω το εφαρμόσουν τώρα. Ναι, αλλά λέει ο Φώτη εδώ και έχει δίκιο, θα σε ρώταγα κι εγώ. Λέει για όλα αυτά είναι οι σιωνιστέ ή οι ξένοι που λέμε εμεί δεν φταίμε αφού είμαστε μαλάκε. Εμεί είμαστε. Μα μας, μας έχουν αποβλακώσει. Ε, Κάτσε τώρα, δηλαδή. Για, γι' αυτό μιλάμε να ξυπνήσουμε τον ελληνισμό. Και να σου πω κάτι, Γιώργο. Να μην απελπίζονται οι Έλληνε. Εγώ δεν έχω πληπιστή, Εγώ τον πράγμα. αγώνα αυτόν τον κάνω περίπου 30 χρόνια Το ξέρω Λοιπόν πιστεύεις ε. ότι τα πρώτα χρόνια δεν, άκουγε, δεν υπήρχαν αυτιά να μ' ακούσουν Μετά από καμιά δεκαριά χρόνια υπήρξαν κάτι λίγοι να μ' ακούν ναι. Τώρα ξέρεις πόσοι κινούνται στα ίδια χνάρια Χαμός, Αυτά τα οποία λέω εγώ τώρα Ξέρει σε πόσε εφημερίδε επαρχιωτικέ βγαίνουν και πόσα κανάλια σταθμών τη επαρχία θα λένε. Το ξέρω. Πολλά. Μα βλέπω απάνω το, από 30. Το ρεύμα που γίνεται. Ναι, απάνω από 30. Άρα λοιπόν δεν πάει τζάπα ο κόπο μα. Όχι, δεν πάει Όχι. Όχι. Γιατί και εγώ βλέπω εδώ τι στατιστικέ δικέ μου έχουν ανέβει 125%. Σε ακροματικότητα. Το Ρίγα Φεραίο, όταν τον συνέλαβαν και πήγαν να τον εκτελέσουν. Ξέρει τι είπε τα τελευταία λόγια του Ρίγα Φεραίου Εγώ αρκετό σπόρο έσπειρα Μπράβο, ναι. Μια μέρα Θα, θα φυτρώσει. φυτρώσει Θα φυτρώσει, θα ανθίσει μια μέρα yeah. Επομένως εμείς σπέρνουμε σήμερα Γιώργο και να είσαι βέβαιο ότι θα ανθίσει μια μέρα Το πιστεύω, εγώ τουλάχιστον μέσα Α, μου νιώθω καλά Ακριβώς νιώθω Και μετά, να... μια άλλη κουβέντα την οποία έχουμε πολλού που με συναντούν αγαπητοί μου οι λένε Μα τι αγωνίζεσαι, Δεν βλέπω ότι ο λαό μα έχει σαπίσει, είναι άχρηστο. Ναι, ναι. Κουνάω το κεφάλι και λέω, Γιώργο, εγώ το βλέπω καλύτερα από εσά και το ζω. Αλλά εάν οι εχθροί μα κατάφεραν και φέραν το λαό μα σε αυτή την καταστροφή, εμεί οι Έλληνε που πιστεύουμε σε αυτόν, θα πρέπει να τον αφήσουμε ή να αγωνιστούμε να τον σώσουμε. Έλληνε λοιπόν, μα, αγωνιζόμαστε να σώσουμε πράθυα. το λαό μα. Να τον βγάλουμε, να τον πάρουμε από τα χέρια του εχθρού. Τον κατέστρεψε και τον επέρασε στην πουστιά και στο, στο έγκλημα. Στο έγκλημα. Μα, α, αυτό είναι. Μα κάνανε το παθή. Ακριβώ. Έλα, μωρέ, εντάξει. Ε, λοιπόν, όταν βλέπουμε το στρατηγό που έχει περάσει τα 90 εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχει πρόβλημα που το λέω και έχει αυτά τα γκάζια. Παιδιά, απαγορεύεται να το παίζουμε μαλθάκι. Λοιπόν, εγώ... Όχι δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται έτσι. Όχι. Δεν σωνόμαστε αν δεν, κάνουμε αυ... αν δεν ακολουθήσουμε τον Κολοκοτρώνη, που πολέμα και αυτός για αυτή την κατάσταση. Αυτό Έτσι. κάνουμε και εμείς τώρα. Έτσι. Φωτικά και τσεκούρι προσκυνημένου. προσκυνήμενους. Τέλειωσε. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν να σήμερα και προσωπικά και εκ μέρους των φίλων που είναι πάρα ευχαριστώ πολύ μέσα πολύ. και μας ακούσανε. Και εγώ τους ευχαριστώ όλους τους ακροατάς. Είσαι επιγή εμπνεύσεως και πληροφόρηση. Εγώ ξέρει ότι είμαι κοντά σου και τα λέμε. Και όποτε χρειαστεί, ή έχει νεότερα, ή παρακολουθήσει πράγματα που δεν τα έχουμε πάρει εμεί, με παίρνει στη θέση και μου λε: Γιώργο θέλω να έρθω να μιλήσω. και έρχεσαι. Έγινε. Εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, και να βρούμε έναν τρόπο και πέντε βιβλία να έχει, να τα φέρει όταν να τα δώσουμε στου φίλου. Και πέντε να έχει στο σπίτι, να δεν, τα δώσουμε στου φίλου. Δεν έχω λεφτά να τα ξανατυπώσω. Θα βρούμε λεφτά. Τα βασικά να τα μου βιβλία έχω πουλήσει και τη δεκάτη έκδοση. Α έχει πέντε από οποιοδήποτε εντάξει, εντάξει. τίτλο, εντάξει. Εντάξει. να τα δώσω εγώ εδώ σε φίλου και τα, το να βρούμε εκδότη δικό μα να τα εκδώσουμε εμεί, τον τρόπο τον έχουμε, Γιώργο. Εντάξει. Πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Εγώ από ε, εδώ, έγινε. εσύ από εκεί, ο άλλο από εκεί. Ε, Αν πάμε τώρα όλοι για να ράξουμε, γεια σα. Ε, λοιπόν. λοιπόν, καλό βράδυ να έχει. Επάντα με το καλό. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Αυτό ήταν ο στρατηγό, ο αϊφαντή. Αγαπητοί φίλοι, σήμερα εδώ στον αλμπέντο14.com. Και όπω είπαμε, ο τάξιο ο και ο στρατηγό όταν λένε αυτά με τα προβλήματα που έχει ένα και με την ηλικία του αλλού, και έχει γκάζια πιο πολλά από όλους, πρέπει να κάτσουμε με προσοχή, οι υπόλοιποι αγαπητοί φίλοι, και να αρχίσουμε να ψεχνόμαστε διαφορετικά. Λοιπόν, για του φίλου κυρίω που μπήκανε αργά, και για του φίλου που έχουν διάθεση, και για αυτού που είναι εκτό Ελλάδο μακριά. Εδώ αλπέντο 14.com να είστε κοντά Υπάρχουν κάποια βιβλία του Αϊφαντή που θα μου φέρει Του Γεωργίου εδώ να τα πάρετε Τα άλλα τελειώσανε θα φέρουν άλλα Ένα δεύτερον αύριο 8 η ώρα εδώ με τη Μαρία θα είμαστε Η εκπομπή θα παιχτεί σε επανάληψη σε λίγο Για πολλού φίλους που μου το ζητάνε Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ Τα υπόλοιπα αύριο το βράδυ Καλή συνέχεια